Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ και σήμερα τη νύχτα μαζί με τη συγκυβερνητριά μου, μέσα στο μυστικό σκάφο μα, μαζί με το αόρατο ημιεξογήινο πλήρωμά μα. Βρισκόμαστε σε μια περιπλάνηση γύρω από τη γη, καμουφλαρισμένοι με τρόπο τέτοιο, ώστε να μην μπορούν να μα εντοπίσουν εύκολα τουλάχιστον οι σκοτεινέ δυνάμεις κατοχής της γης και είμαστε εδώ για να εκπέμψουμε και πάλι τις συχνοτητέ μας εκεί κάτω στη γη διαπερνώντας το σκοτεινό πέπλο με το οποίο έχουν περικυκλώσει οι σκοτεινέ δυνάμεις κατοχής της γης τον πλανήτη προσπαθούν οι συχνότητές μας να φτάσουν στους άγνωστους παραλήπτες τους και εμεί εκπέμπουμε και εκπέμπουμε εκεί κάτω τα μνήματά μας, τις διηγήσεις μας και τις αναλύσεις μας εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό όπως κάθε τρίτη τη νύχτα στις 8 πλέον έτσι και σήμερα εκπέμπουμε τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται στη γη από το internet radio Albedo 14 ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ για να εκπέμψουμε σήμερα για τις ιστορίες που είναι χαμένες στο χρόνο Φυσικά αυτές οι ιστορίες είναι αμέτρητες. Δεν θα μπορούσε κανεί να τις αριθμίσει. Όπως και ο χρόνος είναι άμετρος. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο άπειρα σχήματα, τις ιστορίες και το χρόνο μπλεγμένες το ένα μέσα στο άλλο. Αμέτρητες λοιπόν ιστορίες, χαμένες το χρόνο που τις έχουν ξεχάσει όλοι, που δεν τις θυμάται πια κανείς και θα κάνουμε σήμερα μια περιπλάνηση, μια χωροχρονική περιπλάνηση αν θέλετε από το μυστικό διαστημικό σταθμό εκεί κάτω στην ιστορία της Γης και στη μυστική ιστορία των ιδεών για να εκπέμψουμε ιστορίες χαμένες στο χρόνο Ήταν μια απέτηση αυτό από την κυβερνήτριά μου η οποία ενθουσιάζεται με τέτοιες ξεχασμένες διηγήσεις και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή Έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά, να διηγηθούμε πολλές ιστορίες χαμένες στο χρόνο μικρές και μεγάλες σήμερα στην περιπλάνησή μας, σε αυτή τη χωροχρονική περιπλάνησή μας ένα διαστημικό storytelling αν θέλετε εδώ από τον μυστικό διαστημικό σταθμό και πάντοτε φυσικά αναρωτιέμαι υπάρχει άραγε κανείς εκεί έξω που θα μας ακούσει And man, we'll have a new Το μυστικό Διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελή Γιουλάκη. Σήμερα τη νύχτα από κάθε Τρίτη στι 8 πλέον εκπέμπουμε και κάτω στη γη του ιχνότητέ μα που αναμεταδίδονται από το internet radio Αλμπίτο 14. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τη συγκεκριά μου στο μυστικό διαστημικό σκάφο μα και εκπέμπουμε ιστορίε χαμένε στο χρόνο. σήμερα. Ξέρετε, εμεί συγγραφεί, που είμαστε ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, ε, αυτό είμαστε άλλωστε, storytellers που λέμε, αυτοί που διηγούνται ιστορίες. Αναρωτιόμαστε καμιά φορά πόσο πίσω στο χρόνο πηγαίνουν οι ιστορίες που διηγούνται οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές παλαιότατες ιστορίες, παλαιότατες. Ίσως έρχεται στο νου για παράδειγμα ο Όμηρος και τα θρηλυκά έπι του, η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Υπάρχουν και παλαιότερες, πολύ πολύ παλαιότερες ιστορίες που έχουν διασωθεί μέσα στις χιλιατηρίδες. Αναζητώντας την παλαιότερη ιστορία που, θα, που έχει ε, καταγραφεί ποτέ, ανακαλύπτω το αρχαιότερο κείμενο που ξέρουμε, ή τουλάχιστον στη δική μου αποπτία, είναι η Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών χρονολογείται περίπου στο 3.500 π.Χ. Ε, αλλά η Αιγυπτιακή Βιβλος των Νεκρών εκτός από το ότι έχει ας πούμε ένα σουρεαλιστικό θα το έλεγε κάνει ύφος το οποίο κατά την άποψή μου ε, προέρχεται από την δυσκολία της μετάφρασης από τα Αιγυπτιακά αερογλυφικά και τις προκύπτει ένα κείμενο που είναι λίγο σουρεαλιστικό ή λίγο έχει τα στοιχεία μιας άλλης λογικής που δεν υπάρχει πλέον. Αλλά... Εξαιρώ στην εποπτεία μου την Αιγυπτιακή Βίβλη των Νεκρών διότι είναι ανωνύμου, δεν ξέρουμε ποιος την έχει γράψει. Ο παλαιότερος συγγραφέας που γνωρίζουμε κατόνομα, όνομα, ο αρχαιότερος συγγραφέας του κόσμου που ξέρουμε εμείς είναι ο Σιν Έγκι Ουνίνι, είναι ο συγγραφέας του Έπους του Γκυλγκαμές. Θέλω λοιπόν σε αυτή τη φάση να σας διηγηθώ Κάτι από το έπος του Κιλγκαμές και από τον Σιν Έγκυ Ουνίνη, τον α, παλαιότατο αρχαιότερο πρόγονο όλων των συγγραφέων του κόσμου. Θα περίμενε κανείς διαβάζοντας το έπος του Κιλγκαμές ε, να αντικατοπτρίζεται σε αυτό η γενική πεποίθηση ε, που πώ να σου το εξηγήσω τώρα με δύο λόγια που έχει... Στην ουσία κατά την εποπτεία μου πάντοτε δημιουργήσει το Royal Society της Αγγλίας εκεί γύρω στο 1700 κάτι εμ, επινοώντας την ιδέα της προόδου ότι δηλαδή η ιστορία της ανθρωπότητας είναι προοδευτική ότι στο ζενίθ αυτής της ιστορίας βρίσκονται αυτοί οι Άγγλοι του Royal Society οι ίδρυτές της επιστημονικής κοινότητας, οι πρώτοι επιστημονιστές και από εκεί και πίσω και από αυτού οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ανόητοι. Στο μακρινό παρελθόν στην αρχαιότητα οι άνθρωποι πιστεύουν ας πούμε σε πράγματα που δεν ισχύουν γιατί είναι χαζί. Κατ' επέκταση δεν θα μπορούσε να υπάρχουν τα μεγάλα συγγραφικά έργα αν ίσχυε αυτό που υποστήριζαν αυτοί που έχουν δημιουργήσει και αυτή την πεποίθηση στους υπόλοιπου ανθρώπους μέσα στους τελευταίους αιώνες. Το βλέπουμε αυτό στα έπη του Ομήρου και σε δεκάδες άλλα πολύ αρχαία κείμενα, το βλέπουμε σε όλο του το μεγαλείο, ότι δεν ισχύουν αυτά που λένε δηλαδή, ε, στο έπος του Κιλγκαμές. Είναι ένα εντελώς σύγχρονο έπος, θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα. Η γλώσσα του είναι καταπληκτική και είναι γραμμένο από έναν καταπληκτικό αληθινά συγγραφέα, που όπως είπα είναι ο αρχαιότερο συγγραφέα που γνωρίζουμε κατ' όνομα, ο το έπος του Κιλγκαμές, για το οποίο θα σας διηγηθώ, γράφτηκε στη Βαβυλώνα. Ε, το έπος βρέθηκε σε μορφή πινακίδων στη βιβλιοθήκη του Άσουρ Μπανιμπάλ, στην Ινεβή. Είναι, υπολογίζουμε ότι είναι περίπου του 2700 π.Χ. δηλαδή πριν από σχεδόν 5000 χρόνια. Είναι τα πράγματα τα οποία... Θα σας πω σε αυτή τη φάση για το έπος του Κιλκαμές. Το 2700 π.Χ. σχεδόν 5.000 χρόνια πριν. Ε, για αυτή την ιστορία με τη βιβλιοθήκη του Ασουρ Μπανιμπάλ, μια και το ανέφερα που βρέθηκε στην ΕΒΗ, ε, έχω μιλήσει με κάποιες λεπτομέρειες σε μια παλιά ομιλία μου που έχει τον τίτλο «Ο Μυστικός Κόσμος των Βιβλίων». Υπάρχει σε βίντεο, σε δύο μέρη, μπορείτε να την ανακαλύψετε... Στο προσωπικό μου website www.panteliziannulakis.com Ή αν βάλετε Panteliziannulakis στο Google είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει www.panteliziannulakis e, Μια λέξη στα λατινικά Στα λατινικά γράμματα e, Εκεί Εκεί υπάρχει ένα τμήμα στο μενού που λέγεται ε, Ομιλίες εκπομπές Αν ψάξετε εκείνη τη λίστα θα βρείτε κάποια στιγμή Ψάχνοντα τη λίστα που έχω εκεί με τις ομιλίες και τι εκπομπές σε διαθέσιμα YouTube βίντεο. θα βρείτε και αυτή την ομιλία μου για το μυστικό κόσμο των βιβλίων. Εκεί, με μεγάλη λεπτομέρεια, διηγούμε όλη αυτή την ιστορία με τη βιβλιοθήκη του Ασουρμπανιπάλ που βρέθηκε στην Ινεβή. Εκεί στις αμέτρητες αυτές πινακίδες, τις οποίες φτιαρίζανε οι Άγγλοι που τις βρήκανε με φτιάρια και γεμίζανε φορτηγά, ε, βρέθηκε σε μορφή πινακίδων το έπος του Κιλγκαμές κατεγραμμένο από παλαιότερη φάση έχω επιλέξει τρία αποσπάσματα από το έπος του Κιλγκαμές ε, τα οποία τώρα θα σας διαβάσω η απόδοση στα ελληνικά είναι δική μου τα έχω κάπως λίγο συνθέσει μεταξύ τους ε, δίνουν μια εικόνα Αυτής της ιστορίας, χαμένη στον χρόνο της ιστορίας του Κιλγκαμές. Όλο το συγγραφικό κείμενο του έπους του Κιλγκαμές είναι εκπληκτικό. Και το λέω αυτό ως συγγραφέας, δηλαδή ως ειδικός της τέχνης μου. Και φυσικά πρόκειται για ένα αρχαιότατο λογοτεχνικό αριστούργημα. Οι συγγραφικές τεχνικές που χρησιμοποιεί μοιάζουν τελείως σύγχρονες, έχει σκηνοθεσία κανονική, η σκηνοθεσία του και το μοντάζ του θα λέγαμε, το editing του είναι πάρα πολύ προσεγμένη και θα μπορούσε εύκολα να το φανταστεί κανείς διαβάζοντάς το σε κινηματογραφική μορφή, αφού συνεχώς εκπέμπει εικόνες. Είναι κατά την αποψή μου ένα έργο του φανταστικού και του παράξενου είναι απαράμιλο κυριολεκτικά στη διηγηματική μορφή του. Είναι γεμάτο από μυστικιστικούς συμβολισμούς με διαχρονικά μηνύματα για τον πόλεμο ενάντια στο κακό, για την μεγάλη δύναμη της φιλίας, για την ηθική, για την ιδιαιτερότητα, για την ε, εξερεύνηση της γνώσης, mm. για τη μύση, για τα μυστήρια του κόσμου, για την εξερεύνηση, την περιπέτεια, τη γενναιότητα, για τη μαγεία και τέλος πάντων για την αξία του storytelling. Μου έχουν κάνει, κάνει μεγάλη εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αρκετές σκηνές από το έπος του Κιλγκαμές, κατά το πώς είναι γραμμένο. Ε, αναφέρω χαρακτηριστικά έτσι από μνήμης, ε, αυτό το τέρας, τον Χουμπάμπα, που είναι ας πούμε η δύναμη του κακού που παρουσιάζεται ας πούμε στην, στο έπος είναι κάπου σε ένα άγνωστο μέρος, σε ένα άγνωστο δάσος μακριά ας πούμε υπάρχει εκεί ο Χουμπάμπα και όλα γύρω του ας πούμε είναι μια επίγεια κόλαση γεμάτη τέρατα και εκεί ταξιδεύουν οι δύο φίλοι ο Κιλγκαμές και ο Εγκιντού για να νικήσουν τον Χουμπάμπα και έχει μια σκηνή καταπληκτική όπου καθώς βαδίζουν μέσα στο πυκνό αυτό δάσος από τη ζούγκλα α πούμε φανταστείτε, ε, μιλούνε για την επικείμενη συνάντησή τους με το Χουμπάμπα, οι δυο τους, οι δύο ήρωες, και ο συγγραφέας ξαφνικά το σαν μια ταινία φεύγει η κάμερα ας πούμε από τον Εγκιντού και τον Γκυλγκαμές και πηγαίνει η κάμερα μέσα στα φιλώματα όπου... Μας δείχνει ο Σινέγγιου Νίνι τον Χουμπάμπα να τους παρακολουθεί καθώς μιλάνε μέσα από τα φιλώματα. Βλέπουμε δηλαδή ξαφνικά το story μέσα από τα μάτια του Χουμπάμπα. Του Τέρατος. Με καταπληκτική σκηνή ας πούμε. Η οποία είναι γραμμένη πριν από πέντε χρόνια. Το 2700 π.Χ. περίπου. Αν είναι δυνατόν και όμως. Επίσης ε, καθώς γίνεται η διήγηση χρησιμοποιεί γραφικές τεχνικές σύμφωνα με τις οποίες διακόπτει τη διήγηση και, ε, καθώς ας πούμε για παράδειγμα οι ήρωες μιλάνε και εμφανίζεται μια θεότητα που σχολιάζει αυτά που λένε σαν να τους παρακολουθεί ε, και άλλα τέτοια πολλά έχει τέτοια έχει ηθικά διδάγματα πολύ, πολύ ανώτερα αληθινά γλώσσα η οποία ε, είναι Αγνώστου προελεύσεω, ας πούμε, το ύφο, δηλαδή. Αυτό συμβαίνει βέβαια και, στο, και στην Ιλιάδα και, και στην Οδύσσια του Ομήρου, που είναι γραμμένη όμως σύμφωνα με του οδικού 2.000 χρόνια μετά από το έπος του Γκυλγαμέ. Εγώ λέω ότι μάλλον υπερβάλλουνε, ότι δεν είναι τόσο νεαρή, α πούμε, η Οδύσσια και η Ιλιάδα, και θα έλεγα ότι για να μπορούσε να υπάρχει, α πούμε, η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Όμηρο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερο προ το παρελθόν για να μπορούν να δημιουργηθούν δηλαδή τα εφόδια τα, τα οποία να χρησιμοποιήσει ο Όμηρος για να γράψει ένα τέτοιο καταπληκτικό κείμενο στην ομυρική γλώσσα όπω τη λέμε, γιατί δεν γνωρίζουμε άλλο παράδειγμα τέτοια γλώσσα. Που είναι δηλαδή, σαν να λέμε, ο πρόγονο των αρχαίων ελληνικών όπω τα γνωρίζουμε ή όπω τα διδασκόμαστε στα σχολεία. Μια, κάποια αρχαιότερα αρχαία ελληνικά, η ομυρική γλώσσα. Τοποθετούν τον Όμηρο γύρω στο 800 προ Χριστού νομίζω είναι φάουλο αυτό πρέπει ο Όμερος, ε, για να, να, να είναι αντικείμενο ενό περιβάλλοντος και μιας ε, γλωσσική και άλλης γνώσης που θα έπρεπε να πηγαίνει πολύ πιο πριν εγώ θα έλεγα ότι είναι αρχαιότερη του 1000 προ Χριστού η Οδύσσια και η Ηλιάδα δεν ξέρω να πω πόσο ε, πάντως γνωρίζουμε με, με μεγάλη ειδική λεπτομέρεια για το έπος του Κιλγαμές ότι είναι γραμμένο γύρω στο 2700 προ Χριστού ε, πολύ πριν δηλαδή τον Όμηρο βλέπουμε τις γραφικές τεχνικές που εφαρμόζει ε, βλέπουμε τους διαλόγους βλέπουμε τις μεταφορές που κάνει βλέπουμε το πως για παράδειγμα ε, στην αρχή ο συγγραφέας μιλάει για το που είναι καταγραμμένο το έπος του Κιλγαμές το οποίο είναι πολύ παράδοξο ε, είναι δηλαδή σαν να, σαν να μιλάει ένα συγγραφέα για το βιβλίο του, μέσα στο βιβλίο του. Κάτι το οποίο θα το θεωρούσετε πολύ μοντέρνα τεχνική, αλλά και όμω είναι το 2.700 π.Χ. από τον πρώτο συγγραφέα που γνωρίζουμε κατ' όνομα, τον Σιν Έγκυ Ουνίνι. Τον πατέρα όλων των συγγραφέων. Από τη Βαβυλώνα και την Ινεβί. Λοιπόν, αυτά τα ποσπάσματα, πώς έχω δώσει εγώ τον τίτλο «Αυτός που τα είδε όλα». Ε, η απόδοση στα ελληνικά είναι δική μου και είναι όπως είπα τρία αποσπάσματα τα οποία τα έχω συνθέσει μεταξύ τους και δίνουν έτσι μια εικόνα ε, του έπους του Γκλιγκαμές πολλά χρόνια πριν ήθελα να φτιάξω ένα βιβλίο που είχε τον πειραματικό τίτλο μέχρι να το ολοκληρώσω το βιβλίο του φανταστικού ή κάτι τέτοιο ή το βιβλίο της ιστορίας της φαντασίας Ήθελα να συγκεντρώσω όλα τα αρχαία ή παλαιότατα συγγραφικά κείμενα του φανταστικού, τα οποία είναι η πρόγονοι, ας πούμε, της, της φανταστικής λογοτεχνίας. Και, ένα, και άρχισε να συγκεντρώνω και να μεταφράζω, ας πούμε, τέτοια κείμενα. Φανταστείτε, ας πούμε, το έπος του Κιλγκαμές, αποσπάσματα της Οδύσσιας, ε, ε, από σπάσματα από τα έργα των Κελτών Βάρδων από τον ε, Φονέσεμπαχ και τον Γκράλ από ε, Σάγκας των Ισλανδών και των Νορβηγών και λοιπά και λοιπά ήθελα να καταδείξω δηλαδή την, την ιστορία της φανταστικής λογοτεχνίας πολύ πολύ πριν από τους νεότερους γραφείς οι οποίοι ε, δημιούργησαν το μεγαλύτερο σώμα τη. Και έτσι λοιπόν, υπό αυτέ τι προποθέσει, είχα φτιάξει είχα αποδώσει τα ελληνικά αυτά τα κείμενα και τα είχα συνδέσει πούμε, μεταξύ του αυτά τα τρία κείμενα από το έπο του Κιλγαμέ. Είναι τρία μικρά κομμάτια, είναι μεγάλο το έπο του Κιλγαμέ. Είναι τρία μικρά κομμάτια και του έδωσε τον δόκιμο τίτλο αυτό που τα είδε όλα. Ε, ε, επειδή αναφέρεται αυτό στην πρώτη γραμμή των κειμένων αυτών, σα διαβάζω λοιπόν αυτά τα τρία αποσπάσματα με τα οποία θα εντυπωσιαστείτε από αυτή την ιστορία χαμένη στο χρόνο από το έπος του Κιλγαμές Αυτός που τα είδε όλα Γράφει λοιπόν ο Σινέγγι Ουνίνι στη Βαβυλώνα το 2700 π.Χ. περίπου. Ήρθε η ώρα να φανερώσω στον κόσμο Αυτόν που τα είδε όλα Σανάκμπα Ιμούρου Να διηγηθώ την ιστορία Εκείνου που τα γνώρισε όλα Είδε το μεγάλο μυστήριο, γνώρισε το κρυμμένο. Απέκτησε τη γνώση όλων των εποχών πριν από τον κατακλυσμό. Ταξίδεψε πέρα και από το πιο μακρινό. Ταξίδεψε πέρα από τα όρια του εαυτού του και επιτάσκαλεσε την ιστορία του στην πέτρα. Αυτός ο μεγάλος ήρωας που απέκτησε κάθε γνώση που θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει άνθρωπος λεγόταν Γκυλγκαμές. Και ήταν αυτός που έκτισε τη θαυμαστή πόλη Ουρούκ. Κοιτάξτε το μεγαλείο αυτής της πόλης. Κοιτάξτε τα θεόρατα τύχη της. Ε, παρένθεση, δείτε εδώ πώς βάζει τον αναγνώστη να νιώσει κάποια πράγματα ο συγγραφέα. Και λέει, κοιτάξτε το μεγαλείο αυτής της πόλης, της Ουρούκ. Τα θεόρατα τείχη της. Και εδώ στη βάση κάτω από τις τεράστιες πύλες της στα θεμέλια των τυχών της πόλης μία πέτρα πολύτιμη Λάπισ Λάζουλη που πάνω της είναι σκαλισμένη η διήγηση των περιπετειών του Γκυλγκαμές η ιστορία που θα σας διηγηθώ το μεγαλύτερο μέρος του Γκυλγκαμές φτιάχτηκε στον ουρανό και το μικρότερο κάπου στη γη «Αυτή που πρέπει να την υπακούμε» δημιούργησε το σώμα του και τον εαυτό του και τον πρίκησε με όλα τα χαρίσματα που είχε. Ο θρύλος στοιχιώνει τον άνθρωπο που επισκέπτεται την κόλαση που ζει μετά από αυτό για να διηγηθεί ολόκληρη την ιστορία μου επακριβώς. Έτσι σαν ένας σοφός, σαν ένας κατεργάρης ή σαν ένας άγιος άνθρωπος ο Γκυλγκαμές ήταν ένας που ήξερε όλα τα μυστικά που είδα απαγορευμένους τόπους, που μπορούσε ακόμη και να μιλήσει για τους καιρούς πριν τον κατακλίσμο, Γιατί ο Κιλγκαμές έζησε πάρα πολλά χρόνια, έμαθε πάρα πολλά και διηγήθηκε τη ζωή του σε εκείνους που πρώτης κάλυσαν στον πυλό τα λόγια του που μοιάζανε με αυτά των πουλιών. Αυτός διέταξε να χτιστούν τα τείχη της Ουρούκ και της Εάνα, της Άγεια Πατρίδας μας, Τύχη που ακόμα μπορείς να δεις και να θαυμάσεις Εσύ που με διαβάζεις Τείχη που πάνω τους θρυνούν οι φοβερές πολεμίστρες νεκρών πολεμιστών Πήγαινε σε αυτά τα τύχη. Και άγγιξε την ακίνητη παρουσία τους Με δάχτυλα ευγενικά δέστα για να βρει τον εαυτό σου Κανείς ποτέ δεν έκτισε τέτοια θαυμαστά τύχη. Σκαρφάλωσε εκεί ψηλά στον πύργο τη Ουρούκ και βάδισε στην κορυφή του μία νύχτα με άνεμο κάτω από τα στέρια. Κοίτα, άγγιξε, γεύσου, νιώσε. Ποια δύναμη δημιούργησε έναν τέτοιον πελώριο όγκο. Άνοιξε τώρα το ειδικό κουτί που είναι κρυμμένο στο τείχος και εκεί μέσα του βγάλε τις πινακίδες και διάβασε φωναχτά την ιστορία της ζωής του Κιλγκαμές. Και όπως ακριβώς ο Όμηρος, κάνω μια διάλειμμα λίγο αυτό το πρώτο κομμάτι, ε, όπως ακριβώς ο Όμηρος ζητάει από τη Μούσα να του διηγηθεί την ιστορία του Οδυσσέα, ο Σίνεν Κιουνίνη ζητάει από τον Αναγνώστη να διαβάσει φωναχτά την ιστορία της ζωής του Κιλγκαμές που θα την βρει εκεί που ο ίδιο έκρυψε και, ή πάντων θησάβρισε ας πούμε... Ε, Τις πινακίδες. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω σε αυτό το τρίπτυχο ας πούμε, που έχω σε δική μου απόδοση στα ελληνικά από το έπος του Γκυλγκαμές. Ο Γκυλγκαμές που είναι μισός άνθρωπος και μισός θεός είναι ο μεγαλύτερος βασιλιάς του κόσμου και ο πιο ισχυρός υπεράνθρωπος που υπήρξε ποτέ. Αλλά είναι νεαρός και η σοφία δεν κατοικεί ακόμη μέσα του και καταπιέζει τον λαό του με μεγάλη αγριότητα. Και οι άνθρωποι τότε κάλεσαν τον θεό του ουρανού, τον Ανού, τον προστάτη της πολιτείας, ζητώντας του βοήθεια. Και πρόσταξε τότε ο Ανού την Ινσούν να φτιάξει έναν αγριάνθρωπο και έφτιαξε αυτή τον Ενκιντού. Και εκεί, έξω από την πόλη, στα σκοτεινά και πυκνά άγρια δάση που κυκλώνουν τη γη του Γκυλγκαμές έβαλε η τον ενκιδού. Και αυτός ο άγριος ενκιδού έχει τη δύναμη μιας ντουζίνας άγριων ζώων και είναι ο υπάνθρωπος αντίπαλος του υπεράνθρωπου Γκυλγκαμές. Ο γιος ενός κυνηγού ήταν αυτός που ανακάλυψε τι συνέβαινε γιατί είχε πάει στο δάσος να δει τις παγίδες που είχε στήσει ο πατέρας του όταν εκεί είδε τον Εγκυντού να τρέχει γυμνός μαζί με όλα τα άγρια ζώα μέσα στις φιλοσχές. Και ήταν ο κυνηγός πατέρας του που τον συμβούλεψε να πάρει μία από τις πόρνες του ναού, την όμορφη Σαμχάτ και να την πάει στο δάσος και όταν αυτή θα δει τον Εγκιντού να του δοθεί εκεί να τον ευχαριστήσει για να τον παρασύρουν και αν αυτός πέσει στην παγίδα αυτήν θα χάσει όλη του τη δύναμη και όλη του την αγριότητα και ήταν λοιπόν η όμορφη Σαμχάτ που πήγε στο δάσος και συνάντησε τον Εγκιντού στη μεγάλη νερολακούβα εκεί που έπιναν νερό όλα τα άγρια ζώα και εκεί ήταν αυτός που έπεσε στην παγίδα της γυναίκας και αμέσως έχασε όλη του τη δύναμη και την αγριότητα, αλλά κέρδισε κατανόηση και γνώση. Και ήταν τότε που αυτός άρχισε να κλαίει με λυγμού για αυτά που έχασε, όταν η πόρνη του είπε πως θα τον πάρει μαζί της στη μεγάλη πόλη, στην Ουρούκ, εκεί που όλα τα θαύματα λάμπουν, και του υποσχέθηκε να τον παρουσιάσει στον μεγάλο Κιλγκαμές, το μόνο άνθρωπο που είναι άξιος για τη φιλία του θαυμαστού Εγκιντού. Και τότε ήταν που ο Κιλγκαμές είδε στον ύπνο του δύο όνειρα παράξενα. Στο πρώτο από αυτά τα όνειρα που ήρθαν στον Κιλγκαμές μια τεράστια πέτρα, μαύρη, έπεσε σαν άστρο από τον ουρανό. Και ο Κιλγκαμές δεν μπορούσε ούτε να τη σηκώσει, ούτε να την γυρίσει. Και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω από την πέτρα και γιόρταζαν και ο Κιλγκαμές την αγκάλιασε με μεγάλη αγάπη. Αλλά η μητέρα του, η θεά Ριμάτ Νινσούν, Εμφανίστηκε σας, Εδώ κάνω μια παρένθεση Η νησούν είναι αυτή που φτιάχνει και τον Ενκιντού Εμφανίστηκε λοιπόν η μητέρα του η Θεά Και του είπε Στο όνειρο του αυτό Και του είπε πως έπρεπε να συναγωνιστεί τον μετεωρίτη. Στο άλλο όνειρο που είδα αμέσως μετά Ένα παράξενο τσεκούρι έπεσε Και καρφώθηκε στο κατόφλι της πόρτας του Κιλγκαμές Και αυτός δεν μπορούσε Ούτε να το βγάλει από εκεί Ούτε να το σηκώσει Ούτε να το κουνήσει και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν σιγά σιγά γύρω από το τσεκούρι και γιόρταζαν και ο Γκυλγκαμές τον αγκάλιασε με μεγάλη αγάπη. Αλλά η θεά μητέρα του εμφανίστηκε και πάλι λέγοντάς του πως έπρεπε να συναγωνιστεί το τσεκούρι. Και τότε ο Γκυλγκαμές όταν ξύπνησε πήγε να βρει τη μητέρα του για να του ερμηνεύσει τούτα τα όνειρα. Και εκείνη του είπε ότι ένας άντρα με μεγάλη δύναμη θα έρθει στην Ουρούκ και ο Κιλγκαμές θα τον αγκαλιάσει με αγάπη και αυτός ο άνδρας θα βοηθήσει τον Κιλγκαμές να κατορθώσει τους μεγαλύτερους άθλους που θα ξεπερνούν κάθε άλλο άθλο που έχει γίνει στον κόσμο Ο Εγκιντού και ο προχωράμε τώρα στην ιστορία σε άλλο σημείο ο Εγκιντού και ο Κιλγκαμές φίλοι καρδιακοί και αδέλφια σε όλα καθόντουσαν ώρες μαζί και μιλούσαν εκεί στο ναό της Νινσούν Συζητούσαν για σχέδια πολλά και σχεδίαζαν το, μέλο, το μέλλον τους μαζί. Κάποτε, πληροφορημένος από φόβους για μία μελλοντική θλίψη, ο Εγκιντού άρχισε να κλαίει και να προειδοποιεί τον φίλο του για κάποιον επερχόμενο τρόμο. Είπε «Αν φύγουμε πέρα από εδώ, γιλικαμές, αν φύγουμε πέρα στο άγνωστο, εκεί που ζει ο Χουμπάμπα ο τρομερός, τότε θα γίνει μια απέσια μάχη» σε ένα μέρος που κανείς δεν το αποκαλεί πατρίδα του, όπου κανείς δεν θέλει να μείνει για πολύ, κανείς δεν θέλει να κοιμηθεί εκεί, κανείς δεν θέλει να ξεκουραστεί εκεί για να ανακτήσει τις δυνάμεις του για να φτάσει στα δάση». Η Μεγάλη Θεά ανασηκώθηκε από μέσα, από τον ναό, και φόρεσε τις δυνάμεις της και το μανδύα της που του περιείχε, καλύπτοντα τη θεϊκή της γύμνια, πλέκοντας τις βούκλες της στο θαυμαστό της στέμμα, έκανε ένα βήμα και κατέβηκε από το βωμό. Στάθηκε εκεί, ανάβοντας με μια ματιά της τα θυμιάματα όλα, σπέρνοντας παντού το άρωμά της, ετοιμάζοντας τις ιερές κούπες που κρατούν τα πολύτιμα υγρά που θα χυθούν στο όνομά της. Κι έπειτα η νυνσούν ρώτησε τον Σαμάς, τον μεγάλο Θεό, «Γιατί, γιατί Θεέ, γιατί καλεί το μοναχογιό μου μακριά» Γιατί ταράζεις τον νου του με τέτοιο τρόπο, τρόμο Διότι τώρα τον προσκαλείς να ξεκινήσει ένα προσκύνημα Που τελειώνει εκεί που ζει ο Χουμπάμπα Εκεί που αυτός καθοδηγεί μια μάχη που δεν τελειώνει ποτέ Σε ένα ξένο μοναχικό δρόμο Πέρα μακριά στο άγνωστο Μέσα στα σκοτεινά και υγρά δάση που κανείς δεν έχει βαδίσει Όπου ένα άντρα σαν κι αυτόν Ίσως ναι ίσως μπορέσει να σκοτώσει έναν θεό σαν το Χουμπάμπα Αλλιώς θα σκοτωθεί για να διαλύσει τον πόνο, τον πόνο στον οποίο εσύ όσα αμάς εναντιώνεσαι πάντα. Πέρα μακριά ο χουμπάμπας αλεύει μες στο σκοτεινό δάσο και από εκεί παίρνει το φόβο στις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν ο Εγκιντού μίλησε πάλι στον Γκυλγκαμές είπε αυτά τα λόγια προειδοποίησης. Γκυλγκαμές, γνωρίζω τη φύση αυτού του τέρατος εδώ και πολύ καιρό και δεν σου την έχω φανερώσει. «Η φωτιά και ο θάνατος πλέκονται στην ανάσα του και εγώ τώρα δεν επιθυμώ να προκαλέσω έναν τέτοιο δαίμονα». Μα ο Γκυλγκαμές του απάντησε «Όλη η δόξα του κόσμου θα είναι δική μας αν καταφέρουμε να νικήσουμε τον ανίκητο εχθρό, το μεγάλο κακό, διακιδυνεύοντας με όλα αυτά που όλους τους άλλους τους τρομοκρατούν». Και είπε ο Εγκυντού με λόγια λιτά «Και πώς θα πάμε φίλε μου σε δάση που φρουρούνται με τόση αγριότητα» Ο Ενλίλ ήταν αυτό που έστειλε τον Χουμπάμπα εκεί για να τρομάζει και να διώχνει του εισβολεί και του απρόσκλητου επισκέπτε με τα άγρια και τρομερά ουρλιαχτά του. Ο μεγάλο Γκυλγαμέ το θυμόταν αυτό φυσικά όταν μίλησε με λόγια σαν αυτά στον Εκκιντού. Εκκιντού μονάχα οι Θοοοί ζουν για πάντα μαζί με τον Σαμά, φίλε μου, Καρδιακέ, γιατί ακόμη και οι μακρύτερε ημέρε μα είναι όλε αριθμημένε. Γιατί να ανησυχείς αν θα γίνει σαν σκόνη στον άνεμο. Στάσου τώρα στα πόδια σου απέναντι σε αυτή τη μεγάλη απειλή. Μη φοβάσαι φίλε μου. Ακόμα και αν είναι γραφτό να αποτύχουμε και να πέσουμε στη μάχη εναντίον του κακού όλες οι μελλοντικές γενναίες θα λένε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που φτάσαμε εκεί τόσο μακριά. Διέταξαν να κατασκευαστούν ειδικά όπλα για την επίθεσή του εναντίον του χουμπάμπα. Ξύφιτσε κούρια θαυμαστά και σέλες πολεμικές αλόγων ετοιμάστηκαν και όλος ο πληθυσμός της Σουρούκ μαζεύτηκε να τους αποχαιρετήσει. Η φήμη του τρομερού τέρατος έκανε τους ευγενείς ανθρώπους της Σουρούκ να φοβούνται για την τύχη του μεγάλου τους βασιλιά. Σας διαβάζω κομμάτια από το έπος του Κιλγκαμές σε αυτή την εκπομπή για τι ιστορίε χαμένε στο χρόνο. Είμαι ο παντελή Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό επιστρέφω αμέσως με τη συνέχεια της σκοτεινής αυτής ιστορίας χαμένης στο χρόνο του Γιλγαμέσ και του Ενκιτου. Μας ακούει κανείς εκεί έξω; Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Εκπέμπουμε σήμερα τη νύχτα όπω κάθε Τρίτη στι Οκτώ πλέον. Τι συχνότητέ μα εκεί κάτω για λογαριασμό του ΑΟΡΑ του Κολεγίου και του Radio Nowhere. Και οι συγνότητες μας φτάνουν στους άγνωστους παραλήπτες τους, καθώς αυτές αναμεταδίδονται από το internet radio albindo14.com. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου για να διηγηθούμε μερικές από τις ιστορίες που είναι χαμένες στον χρόνο. Και έχω αρχίσει ήδη να διηγούμε, μάλλον να διαβάζω αποσπάσματα από το έπος του Κιλγκαμές, γραμμένο από τον πρώτον συγγραφέα που ξέρουμε κατ' όνομα. Τον Σιν Έγκη ουνινι στην Βαβυλώνα γύρω στο 2700 π.Χ., δηλαδή πριν από σχεδόν 5.000 χρόνια. Το κείμενο είναι συγκλονιστικό συγγραφικά και ένα συγγραφέα βλέπει πάρα πολλέ λεπτομέρειε μέσα σε αυτό το κείμενο που τον εντυπωσιάζουν πάρα πολύ σε σχέση με τη σκηνοθεσία του, τη γλώσσα του, το ύφο του, του χαρακτήρε, του διαλόγου, το μοντάζ που έχει και άλλα πολλά. Ε, βλέπουμε εδώ όχι μόνο την γέννηση του λεγόμενου POV του Point of View που είναι αυτή η σκηνή την οποία δεν περιέχετε εδώ στο κείμενο αυτό που σας έχω πει ότι την ώρα περπατάνε στο δάσος ξαφνικά βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του χουμπάμπα που τους παρακολουθεί ε, βλέπουμε επίσης και μια μ, κλασική φάση που θα δείτε παρακάτω εδώ στο κείμενο αυτό υπάρχει σε αυτό το κείμενο ε, για τη συνήθεια που έχει δημιουργηθεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια να έχουν πίστες με αντιπάλους οι οποίοι καθώς προχωράζουν γίνονται όλο και πιο τρομεροί και επικίνδυνοι ώσπου φτάνεις ας πούμε στον The Big Boss που στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο Χουμπάμπα δηλαδή οι δύο φίλοι πολεμούν διάφορα τέρατα ε, διαδοχικά μέχρι τελικά να φτάσουν στην πίστα ας πούμε που είναι ο Χουμπάμπα ε, και όμως ε, αυτό το πράγμα περιγράφεται ε, τεχνικά με όλες τις λεπτομέρειες ε, αυτό το είδος ε, προσέγγισης ε, σε ένα story, σε κάποιο σημείο του έπους του Γιλγάμες το οποίο μας θυμίζει τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του σήμερα λοιπόν είπαμε λοιπόν ότι φτιάξανε τα όπλα τους και ότι μαζεύτηκε κόσμος για να τους αποχαιρετήσει η φήμη Γράφει ο συνέγγιο η φήμη του τρομερού τέρατο έκανε του ευγενεί ανθρώπου τη Ουρουκ να φοβούνται για την τύχη του μεγάλου του βασιλιά. Οι γεροντότεροι ήρθαν στο βασιλιά και μίλησαν με αυτά τα λόγια. Βασιλιά, αναφοβάσε τη δύναμη που ελέγχει. Θερμοκέφαλο παιδί, σου πάντοτε. Σιγουρέψω ότι βλέπει καλά που στέλνει την κάθε σου βολή στη μάχη. Θα έχει έναν πολύ φρικτό αντίπαλο. Να θυμάσαι πάντα, η εμπροστοφυλακή προστατεύει. Οι φίλοι σώζουν τους φίλους. Άφησε τον Εγκιντού να οδηγεί το δρόμο μέσα από τα σκοτεινά δάση που μόνο αυτός γνωρίζει τόσο καλά. Ξέρει ο Εγκιντού πώς να πολεμάμε στο δάσος. Ξέρει πώς να επιλέγει τους τόπους της συμπλοκής. Ο Εγκιντού θα φρουρεί το βασιλιά μας. Ας μας τον φέρει αυτός πίσω ασφαλή. Και επτά ο Εγκιντού είπε στο βασιλιά του. Γιλγαμές, η ώρα είναι κατάλληλη για μα να ξεκινήσουμε. Ακολούθησε με, κύριε, στον άγριο δρόμο που στο τέλο του ένα άξιο αντίπαλο, το τρομερό τέρα χου μπάμπα που τυρανά του ανθρώπου, περιμένει την πρόκλησή σου μέσα στα σκοτεινά δάση που φρουρεί. Μη φοβηθεί τίποτε, φίλε μου. Στήριξε πάνω μου, στηρίξου πάνω μου για οτιδήποτε σε βαραίνει και άφησε με να είμαι ο προσεκτικό οδηγό σε αυτή την παράτολμη περιπέτειά μα. Έπειτα από δέκα μίλια πορεία σταμάτησαν για να φάνε, και έπειτα από τριάντα μίλια πορεία σταμάτησαν για να ξεκουραστούν, και έπειτα διένυσαν άλλα σαράντα μίλια εκείνη τη μέρα. Μέσα σε τρει ημέρες, διένυσαν μια απόσταση μεγάλη που άλλοι θα χρειαζόντουσαν δύο ή και τρει μήνε για να την ταξιδέψουν. Έβρισκαν δρόμο εκεί που δεν φαινόταν να υπάρχει δρόμο. Έσκαβαν για νερό εκεί που δεν φαινόταν πουθενά νερό. Στην έρημο που βρήκανε στο δρόμο τους προς το Χουμπάμπα. Βαδίζανε μπροστά, όλο και πιο μακριά. Ο Γκυλγκαμές και ο Ενκιδού οι δύο φίλοι, και ήξεραν και οι δυο τους τον κίνδυνο που παραμόνευε στον προορισμό τους. Καθώς καρφάλωναν στον τελευταίο λόφο, είδαν ένα φρουρό που είχε στήσει ο Χουμπάμπα, έναν φρουρό άγριο και απλητικό σαν ένα γιγάντιο μαντρόσκυλο. Και ο Γκυλγκαμές πλησίασε πρώτος. Ο Κιλγκαμές άκουσε τις φωνές του Ενκιδού που έκραζε προς το σύντροφό του. «Θυμήσου, φίλε, τις υποσχέσεις που δώσαμε στην πόλη που ζούσαμε. Θυμήσου το κουράγιο και τη δύναμη που ορκιστήκαμε να δώσουμε σε αυτή την αποστολή. Θυμήσου ότι δεν φοβόμαστε τίποτε αφού οι μέρες μας είναι αριθμημένες και αφού θα γίνουμε σκόνη στον άνεμο. Με τον άνεμο αυτόν κάνε την επίθεσή σου, φίλε μου». Τα λόγια αυτά. Διέλυσαν κάθε φόβο που ένιωθε μέσα στην καρδιά του ο Κιλγκαμές Και φώναξε Γρήγορα πιάσε το φρουρό και μην τον αφήνεις να σου φύγει Αγωνήσου χωρίς κανένα φόβο φίλε μου Άρπαξέ τον και μην τον αφήνεις Ο εχθρός μας ο Χουμπάμπα έχει στήσει επτά ομοειδής του Αλλά εμφάνισε μόνο τον ένα μέχρι τώρα Μετά θα συναντήσουμε τους άλλους Έτσι έξι επίπεδα δύναμη έχει ακόμα χρησιμοποιήτα ο Χουμπάμπα και ο φρουρός του τόπου εκείνου, σαν ένα τρελό γιγάντιο κτίνο, λυσασμένος, ούρλιαζε με δύναμη μεγάλη, καθώς οι δύο φίλοι φώναζαν ο στον τον άλλον με τι έμοιαζε ο εχθρό του. Πληγωμένος από τη μάχη με το φρουρό που σκότωσαν, ο Εγκιντού λέει τα λόγια αυτά. Έχασα όλη τη δύναμη αυτού του χεριού, που τσακίστηκε όταν η πύλη έκλεισε απότομα. Τι να κάνω τώρα, έπειτα μίλησε ο Κιλγκαμές «Αδελφέ μου, όπως θα έκανε ένας άντρα με τα δάκρυά του, υπερβαίνεις όλα τα άλλα που έτυχαν εναντίον μας, γιατί μπορείς να κλαις και να σκοτώνεις με ίση δύναμη. Κράτα το χέρι μου τώρα στο δικό σου και δεν θα φοβηθούμε αυτό που χέρια σαν τα δικά μας μπορούν να κάνουν». Ένωσε τη φωνή σου με τη δική μου. Ας γίνουν οι αρχές μας μία. Θα υψωθούμε μαζί στο θάνατο ή στην αγάπη. Θα διηγηθούμε με τραγούδια σε όλους αυτά που θα κάνουμε. Η κραυγή μας θα εξακοντιστεί μακριά. και έτσι αυτή η νέα αδυναμία, αυτή η τρομερή αμφιβολία, αυτή η αδυναμία που φυλακίζει τους ανθρώπους, η αμφιβολία θα περάσει και θα φύγει. Κράτα αδελφέ μου, α καρφαλώσουμε σε αυτό το βουνό σαν να είμαστε ένας. Ακούσατε τα τρία αυτά αποσπάσματα που συνένωσα με απόδοση τα ελληνικά δική μου από το έπος του Κιλγαμές και του έδωσα τον τίτλο «Αυτός που τα είδε όλα». Από τον πρώτο συγγραφέα που γνωρίζουμε κατ' όνομα, το ΣΥΝΕΓΙΟΝΗΝΗΝΗΝΗ του 2700 π.Χ. γραμμένο στη Βαβυλώνα και έχει βρεθεί στη βιβλιοθήκη του Ασουρμπανιμπάλ στην Ινεβή. Δεν χρειάζεται νομίζω να σχολιάσω περαιτέρω. Είδατε ίσως εσείς που έχετε μια κάποια παρατηρητικότητα, αν όχι επειδή είστε συγγραφείς, εκείνα τα πολλά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά και είδατε επίσης και την ηθική ακαιρεότητα σε όλα τα στοιχεία της που έχει ακόμα 5.000 χρόνια πριν από σήμερα το έπος αυτό. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το μυστικό σκάφος μας για να εκπέμψουμε ιστορίες χαμένες στο χρόνο. Υπάρχει άραγε κανείς εκεί έξω που να τις ακούει. that's by the roadsides you will play golf and enjoy hot hors d'oeuvres my people will have pain and degradation your people will have stick shifts. the gods of my tribe have spoken They film industry excuse me and on television in movie reruns and also with recent happenings at wounded me. we're taking a land which is rightfully ours years from now my people will be forced to live in mobile homes and reservations. Your people will wear cardigans and drink highballs. We will sell our bracelets by the roadsides. You will play golf and enjoy hot hors d'oeuvres. My people will have pain and degradation. Your people will have stick shits. The gods of my tribe have spoken. They have said, do not trust the for Indian people, so. Hundreds of indigenous women, murdered or missing in Canada. A haunting national disgrace with no solution in sight. How long has there been no water where you live? For years, and all the springs, the spring water, they're, they're dried out. Sometimes they have to kill us. They have to kill us. Because they can't break our spirits. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκης. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ για να συνεχίσει να εκπέμπει τις ζυγνότητες του εκεί κάτω στη γη διαπερνώντας το σκοτεινό πέπλο κατοχής της γης στημένο εκεί από τις δυνάμεις κατοχής της γης τις πιο σκοτεινές δυνάμεις για να μην έρχεται κανένα σήμα στη γη και κανένα σήμα να μην φεύγει από τη γη. Αλλά εμεί από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Καταφέρνουμε και διαπερνούμε τις δυνάμεις του πέπλου αυτού και στέλνουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω καθώς οι σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της γης προσπαθούν να μας εντοπίσουν με όλους τους τρόπους αλλά καταφέρνουμε να τους διαφεύγουμε λόγω της μερικής αορατότητας και του καμουφλάζ που διαθέτει το σκάφος μας μαζί με τις καταπληκτικές μανούβρες που διεξάγει σε αυτές τις περιπτώσεις η συγκυβερνήτριά μου για να τα καταφέρουμε. Εκπέμπουμε σήμερα μία εκπομπή με ιστορίες χαμένες στο χρόνο. Από το μυστικό διαστημικό σταθμό, καθώς αυτές οι ιστορίες εμπεριέχονται μέσα στις συχνότητές μας, που αναμεταδίδονται εκεί κάτω σε σας από το ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Ιστορίες χαμένες στο χρόνο. Ο Πλάτωνας διηγείται στον Τίμεο και στον Κριτία έργα που είναι γραμμένα γύρω στο 360 π.Χ., ε, και μάλιστα ε, ένα μεγάλο κομμάτι του κριτία, αν δεν απατώ του τίμεο, νομίζω του κριτία λείπει εκεί διηγείται ο Πλάτωνας για τη βυθισμένη χώρα των Ατλάντων την Ατλαντίδα και περιγράφει τα πάντα για αυτήν όπως το διηγήθηκε ο πρόγονος του, ο Σόλωνας, ε, που και εκείνος τα είχε μάθει κατά τις επισκέψεις του στην Αίγυπτο ως θεωρός, ήταν θεωρία από την Αίγυπτο του Σόλωνα η ιστορία με την Ατλαντίδα και εμείς ενημερωθήκαμε για πρώτη φορά για αυτήν από αυτά τα γραπτά του Πλάτωνα. Και εκεί ο Σόλωνας τα είχε μάθει από τους Αιγυπτίους αρχιερείς και από τις καταγραμμένες γνώσεις των ιερατικών τους αρχείων. Δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι, όπως είπα, της ιστορίας της Ατλαντίδας δεν το έχουμε στα χέρια μας, όπως το διηγύει το Πλάτωνας. Ε, αγνοείται η τύχη του. Είναι ένα, ένα κομμάτι του έργου Κρητίας, αν δεν κομ στον Τίμιο και στον κριτία αναφέρεται στην Ατλαντίδα ο Πλάτωνας. Τώρα τι έγινε αυτό το κομμάτι και γιατί λείπει και πού είναι είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που κάποτε θα την κάνουμε. Λοιπόν, τα ιερατικά αρχεία των Αιγυπτίων κατά τον Σόλωνα και κατά τον Πλάτωνα που ήταν απόγονός του υποστηρίζουν ότι η Ατλαντίδα καταστράφηκε και καταποντίστηκε από μια σειρά μεγάλων σεισμών που αυτή η σειρά των μεγάλων σεισμών έγινε 9.000 χρόνια πριν από την εποχή του Πλάτωνα. Δηλαδή, υπολογίζω πρόχειρα, γύρω στο 9.400 π.Χ. Αν θεωρήσουμε ότι γύρω στο 360-370 είναι γραμμένα τα έργα του Τίμιος και Κριτίας, Μάλιστα, κάποιος που δεν είναι πολύ γνωστή η ιστορία αυτή, και θα ήθελα στο άμεσο μέλλον να πω περισσότερα γι' αυτήν, ένα μαθητή του ξενοκράτη, ο ξενοκράτη ήταν μαθητής του Πλάτωνα, ένα μαθητή του ξενοκράτη, ο φιλόσοφος Κράντορας, προσπάθησε να βρει αποδείξει για την ύπαρξη, περαιτέρω από τα το έργα του Πλάτωνα, περαιτέρω αποδείξει για την ύπαρξη τη Ατλαντίδα. Και αυτό μα το διηγείται ο Πρόκλος, στα σχόλιά του για τον τίμεο του Πλάτωνα, μα διηγείται ο πρόκληρο ότι ο Κράντορας Ταξίδεψε στην Αίγυπτο και ότι είδε και ο ίδιος με τα μάτια του τις ίδιες ιερατικές στήλες που είχε και ο Σόλωνας στις οποίες ήταν γραμμένη με ιερογλυφικά η ιστορία της Ατλαντίδας. Λοιπόν, ο Πλάτωνας διηγείται λοιπόν, στον Τίμεο και στον κριτία για την βυθισμένη χώρα των Ατλάντων, την Ατλαντίδα και περιγράφει σαν μια ιστορία χαμένη στο χρόνο με πάρα πολλέ λεπτομέρειες την αρχαία Μητρόπολη της χώρας και την Ακρόπολη της. Αυτό είναι μια ιστορία την οποία δεν συζητάει σχεδόν κανείς που συζητάει για την Ατλαντίδα. Τις εκπληκτικέ λεπτομέρειες δηλαδή, τις οποίες καταγράφει ο Πλάτονα. Παρμένες από το Σόλωνα και από τους Αιγυπτίους αρχιερείς. Οι εξαιρετικέ λεπτομέρειες βέβαια μας βάζουν σε υποψία μήπως είναι λογοτεχνία του Πλάτωναν. Αλλά αυτό είναι επίση ένα αντικείμενο μιας άλλης μεγάλης συζήτηση. Μιλάει ο Πλάτωνας για τα πολύπλοκα τείχη της Ατλαντίδας και για τα παλάτια που βρίσκονται στο εσωτερικό της Ακρόπολης της, που πλέον αποτελούσαν τη μεγαλύτερη βυθισμένη πολιτεία. Στο κέντρο βρισκόταν σε αυτή την πολιτεία ένας ιερός ναός, αφιερωμένος στην κλητό και στον Ποσειδώνα, που έμενε αυτό ο ναό απρόσιτο για του αμύητου και φυλασσόταν από χρυσά τείχη. Ε, εκεί βρισκόταν ο ναό του Ποσειδώνα, που είχε μήκο, όπω λέει ο Πλάτωνας, ένα στάδιο και πλάτο μισό στάδιο. Μιλάμε τώρα για μεγάλο μήκο και πλάτο. Ανάλογο ύψο είχε και επίση και, είχε και α, μάλιστα χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι λέει, είχε μία. Παράξενη βάρβαρη όψη ο ναός. Παράξενη βάρβαρη όψη. Όλο το εξωτερικό μέρος του ναού ήταν καλυμμένο με ασήμι και οι κορυφές του με χρυσό. Στο εσωτερικό του ναού η οροφή ήταν φτιαγμένη από ελεφαντόδοντο και η τύχη από ορίχαλκο και περίτεχνους διακόσμους. Ο ναός ήταν γεμάτος από πολύ παράξενα χρυσά αγάλματα το κέντρο του υπήρχε ο Ποσειδώνας που στοκόταν θεόρατος πάνω σε ένα πολεμικό άρμα και οι νίωχοι του άρματος κρατούσανε έξι φτερωτά άλογα. Φανταστείτε άγαλμα τώρα αυτό. Ήταν τόσο ψηλό το άγαλμα που το κεφάλι του άγγιζε την οροφή. Γύρω, μισό στάδιο ύψος. Ε, και γύρω του υπήρχανε 100 νηριείδες καβάλα σε δελφίνια. 100 νηριείδες καβάλα σε 100 δελφίνια. Το εξωτερικό του ναού ήταν περιτριγυρισμένο επίση από χρυσά ολόχρυσα αγάλματα όλων των βασιλέων τη Ατλαντίδα και των οικογενειών του. Αυτό ο βυθισμένο ναό του Ποσειδώνα είναι φυσικά, όπω καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο θησαυρό που ονειρεύτηκαν ποτέ οι εξερευνητέ και οι θησαυροθήρε. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ξοδέψει χιλιάδε ώρε πάνω από χάρτε και σε καταστρώματα πλοίων, προσπαθώντας να εντοπίσουν την πιθανή θέση του στους βυθού του ωκεάνου Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ στέκει ακίνητος και σιωπηλός κάπου μέσα στο σκοτάδι των μεγαλύτερων βυθών περιμένοντας ακόμη τους θνητούς για να τον ανακαλύψουν Όταν οι λευκοί επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την ίσο του Πάσχα και ρώτησαν τους Ιθαγενείς για την προέλευση των θρηλυκών αγαλμάτων του νησιού με τα τιτάνια κεφάλια που κοιτούν τον ορίζοντα, οι γεροντότεροι είπαν πως τα είχαν φτιάξει οι θεοί που βγήκαν από τη θάλασσα. Μονάχα ελάχιστοι νησιώτε από τους περίπου 5.000 που ζούσαν εκεί, γνώριζαν να διαβάζουν τις μυστηριώδεις γραφές «Ρόγκο Ρόγκο», γραμμένες ή χαραγμένες επάνω σε επίπεδες πλάκε ξύλα, τύμβου και βράχους. Αλλά... Με τις συνεχείς λαιλασίες του νησιού, τα σκλαβοπάζαρα, τις επιδημίες, ο πληθυσμός μειώθηκε τελικά σε 100 ανθρώπους. Στο μακρινό παρελθόν. Και όλοι όσοι ήξεραν να διαβάζουν τα γράμματα ρόγκο ρόγκο, είχαν πεθάνει πλέον και είχαν πάρει μαζί τους και το μυστικό των θαλάσσιων αυτών θεών. Οι γραφές αυτές, οι ρόγκο ρόγκο, παραμένουν μέχρι σήμερα αμετάφραστες. Είναι μια ιστορία χαμένη στον χρόνο και αμετάφραστη μέχρι σήμερα. Μια σχεδόν όμοια γραφή μάλιστα, αγνώστου προελεύσεως όπως τιμάμε επίσης, που επίσης δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, βρέθηκε πριν από κάποια χρόνια στις Καρολίνες Νήσους, που η γραφή αυτή μοιάζει με τα ρόγκο-ρόγκο των νησιών του, του, της Νήσου του Πάσχα. Λοιπόν, αυτός ο ναός του Ποσειδώνα, της Ατλαντίδας, τα τιτάνια κεφάλια της Νήσου του Πάσχα και οι επιγραφές ρόγκο-, -ρόγκο νομίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ικανοποιητικά σύμβολα για να εκπροσωπήσουν τα μυστήρια των χαμένων κόσμων στην ανθρώπινη φαντασία. Είναι βέβαια μονάχα δύο από τα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες μικρά ή μεγάλα μυστήρια σε όλο τον ανεξερεύνητο πλανήτη μας που υποδεικνύουν την ύπαρξη χαμένων άγνωστων πολιτισμών χαμένων άγνωστων φυλών, χαμένων άγνωστων κόσμων και χαμένων ιστοριών στο χρόνο οποιαδήποτε φευγαλέα στο ματιά σε οποιοδήποτε αυτά τα κυριολεκτικά αμέτρητα μυστήρια αρκεί για να δώσει σοβαρές ενδείξεις σε αυτόν τον χαμένον κόσμο και των παράξενων μυστικών τους ε, για παράδειγμα στον Ειρηνικό ωκεάνο τα νησιά Γκαμπέ εκεί βρέθηκαν θαυμάσια διατηρημένες μουμνιες για τα οποία δεν είναι πολύ γνωστό και τεράστια τείχη από κοράλι στο νησί Ποναπέ υπάρχει ένας ναός αφιερωμένος σε έναν χταποδόμορφο θεό, μήκους 100 μέτρων και πλάτους 50 μέτρων. Σύμφωνα με τους ντόπιους, εκεί κοντά στα υπόλοιπα νησιά, χτίστηκε αυτός ο ναός από τους βασιλιάδες που ήρθαν μέσα από τη θάλασσα. Σε άλλα νησιά μάλιστα αφθονούν οι πυραμίδες, χωρίς κανένας μέχρι σήμερα, δεν είναι παράξενο. Κανένας να έχει προσπαθήσει να τις μελετήσει συγκριτικά με αυτές της Αιγύπτου και της Κεντρικής Αμερικής. Σε όλες τις ακτές των νησιών Μαριάνες, στην Μικρονησία, υπάρχουν εκατοντάδες παράξενα ακέραια γάλματα μέσα στη θάλασσα. Πολλά από αυτά έχουν τα πρόσωπά τους κατεστραμμένα και έτσι και εμείς δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο των μυστηρίων που καλούμαστε να εξερευνήσουμε γιατί πρώτα πρέπει να μάθεις ότι υπάρχουν τα μυστήρια μετά να τα εξερευνήσεις και μετά να διηγηθείς την ιστορία σου των εξερευνήσεων αυτών μετά οι ιστορίες αυτές να χαθούν μες το χρόνο και ίσως κάποτε ο μυστικός διαστημικός σταθμό του μέλλοντος να μπορέσει να διηγηθεί περισσότερες χαμένες ιστορίες στο χρόνο Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Υπάρχει κανείς άραγε εκεί έξω που να ακούει τις ιστορίες αυτές. But I Εκείτε το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και σήμερα τη νύχτα όπως κάθε τρίτη στις 8 πλέον έτσι και σήμερα ο μυστικός διαστημικό σταθμός είναι εδώ, είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφος μας και εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη ιστορίες χαμένες στο χρόνο σήμερα Συζητώντας όλα αυτά με τη συγκυβερνήτρια, επόμενο είναι, άρχισα να ονειροπολώ Μιλώντας για την Ατλαντίδα, για τα παράξενα ερείπια που βρίσκονται στη νησιά της Μελανησίας και της Μικρονησίας, στον Ειρηνικό, με το, επίσης στην ίσο του Πάσχα και άλλα τέτοια, άρχισαν να ονειροπολώ, σκεπτόμενος παλιές ιστορίες βέβαια της μυθολογίας Κθούλου του H.P. Lovecraft, αλλά και θαλασσινούς θρίλους που έχω υπόψη μου, αρχαίες μυθολογίες, θεότητες, νέο μυθολογίες, role-playing games ε, και βέβαια το παλιό πάθος μου με τα cabinets of curiosities, τα μικρά μουσεία α το πούμε έτσι, αντικειμένων και ευρημάτων ε, και άρχισα να κάνω διάφορες συνδέσεις που τι βρήκα ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές θυμήθηκα ένα εύρημα αυτού του είδους υποτίθεται ότι είχε καταστραφεί σε μια πυρκαγιά εκείνη την πυρκαγιά του του μουσείου του καταπληκτικού σόουμαν του παράξενου του P.T. Barnum ο οποίος ε, ε, ήταν ας πούμε ο άνθρωπος ο οποίος ε, έκανε γνωστά όλα τα παράξενα ευρήματα και τα freaks και όλων των ειδών της παραξενιές ε, κατά τον 19ο αιώνα λοιπόν τον Αύγουστο του 1842 αν δεν απατώμε ένας Περιπλανόμενος φυσιοδήφης mm. ε, Κάποιος δόκτορ Τζέιμς Γκρίφιν Παρουσίασε στη Νέα Υόρκη ένα παράξενο έκθεμα Μια γοργόνα που υποτίθεται ότι είχε πιαστεί κοντά στο νησί Φίτζι Ήταν ταριχευμένο το όν το οποίο παρουσίασε ο δόκτωρ Αυτό το ταρυχευμένο και κακάσχημο, κακάσχημο πλάσμα Έμεινε γνωστό στην ιστορία με την επωνυμία «The Fiji Mermaid» Η γοργόνα των Φίτζι. Μπορεί εύκολα να ανακαλύψει κανεί πολλά για αυτήν έπειτα από μια απλή έρευνα. Αλλά δυστυχώ πολλά από αυτά που θα ανακαλύψει κάποιο δεν είναι αληθινά. Παρόλο που οι ιστορίε που υπάρχουν πίσω από αυτέ τι ψεύτικες είναι αληθινέ. Αλλά θα πρέπει να κάποιο να κάνει μεγαλύτερη έρευνα ει βάθος για να τι εντοπίσει. Το παράξενο σώμα τη γοργόνα, ω curiosity, ω αξιοπερίεργο αντικείμενο, εκτέθηκε στο Μουσείο του Παράξενου, του θρελικού P.T. Barnum, λοιπόν. Που, το οποίο δέχτηκε πολλές χιλιάδες, πολλές χιλιάδες επισκέπτες για να θαυμάσουν και να πειρεργαστούν το αλόκοτο αυτό έκθεμα ε, το χειμώνα του 1843 έχουμε πάρα πολλές, πάρα πολλά τα λέγαμε και έπειτα ταξίδεψε σε εκθέσεις σε όλη την Αμερική ως που επέστρεψε στο μουσείο του P.T. Barnum έχουμε την εικόνα αυτού του original πλάσματος σε σκίτσο ή γραβούρα όπω θα το λέγαμε από δημοσίευση στην εφημερίδα New York Sunday Herald Α, αυτό το παράδοξο έβριμα δυστυχώς καταστράφηκε μαζί με αμέτρητα άλλα παράξενα εκθέματα όταν το καταπληκτικό και θριλικό μουσείο του Πίτι Barnum πήρε φωτιά και κάηκε ολοσχερός το 1865 μια παράδοξη Παρόμοια γοργόνα που πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι η αυθεντική Φίτζη Μέρμετ του p.t. barnum αν και δεν μοιάζει καθόλου με τις δημοσιευμένες ζωγραφικέ αναπαραστάσεις του δίγματος που είχε το μουσείο που όπως είπα ήταν στις εφημερίδες εποχής. Μια τέτοια παρόμοια γοργόνα πάντως βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, στο p -body Museum of Archaeology and Ethnology. εκεί μπορεί να την αναζητήσει κανείς για να τη θαυμάσει θυμήθηκα τους Deep Ones εκείνους που βρίσκονται στο βυθό η ελληνική, η ελληνική απόδοση που είναι πιο γνωστή τους ονομάζει Αβυσαίους επειδή εξέρχονται από τις θαλάσσιες αβύσσους από τη μυθολογία Κθούλου φυσικά και με βάζουν όλα αυτά σε λαυγραφτικές ατμόσφαιρες οι Deep Ones είναι ψαράθρωποι και εμφανίζονται σε κάποιες ιστορίες ως ακόλουθοι του Κθούλου Minions of Κθούλ του χταποδόμορφου εξοδιαστασιακού τιτάνιου τέρατος του ωκεανού και των ονείρων που στοιχιώνει τον νου των αναγνωστών της ομώνυμης μυθολογίας και του θρύλου του νεκρονόμικων από την πένα του H.P. Lovecraft Λοιπόν, αυτά τα ψαρόμορφα όντα υποτίθεται ότι ζουν με στη θάλασσα σε υποβρύχιες αρχές πολιτείες αλλά συχνά αναδύονται στην επιφάνεια και κάνουν ανταλλαγέ και συμφωνίες με τους ανθρώπους και παρόλο που είναι θαλάσσια όντα μπορούν να επιβιώσουν για ένα χρονικό διάστημα στη στεριά. Οι άνθρωποι τους δίνουν δώρα και σεβασμό, ίσως και θυσίε. και σε αντάλλαγμα παίρνουν χρυσά κοσμήματα από τις βυθισμένες πολιτείε και βέβαια πολλά κοπάδια ψαριών στην περιοχή τους για όσο ψάρεμα θέλουν. Όταν αρχίζουν αυτές οι δοσοληψίες, οι deep ones, Πείθουν κάποιους ανθρώπους να συνουσιαστούν μαζί τους... με αντάλλαγμα ότι τα παιδιά τους θα γίνουν αθάνατα. Αφού όταν θα γεννηθούν θα μοιάζουν με ανθρώπους... αλλά αργότερα θα μεταλλαχτούν σε ψαράνθρωπους... και θα έχουν την αθανασία που έχουν και αυτοί. Όταν αυτά τα υβρίδια μεγαλώνουν... αρχίζουν σταδιακά να μοιάζουν όπως καταλαβαίνετε... με τον θαλάσσιο γονέα τους. Το κρανίο τους γίνεται στενό και επίμυκες... το δέρμα τους σιγά σιγά γίνεται όλο λεπιδοτό ώσπου καλύπτονται από λέπια ολοκληρωτικά, τα μάτια τους γουρλώνουν και πάβουν να ανοιγοκλίνουν, τα αυτιά μικραίνουν πάρα πολύ, τα μαλλιά πέφτουν όλα. Ο αφιένας και ο λεμός αποκτούν πτυχέ και δίπλες που σταδιακά μεταμορφώνονται σε βράχια Όταν φτάζουν στο σημείο να μην μοιάζουν καθόλου με ανθρώπους, κρύβονται από τα μάτια των ξένων στα ψαροχώρια και τελικά έρχεται η μέρα τους που μπαίνουν στη θάλασσα και πηγαίνουν να ζήσουν στις υποβρύχιες πόλεις στο βυθό του ωκεανού. Λοιπόν, τα πλάσματα αυτά έχουν χρώμα γκριζοπράσινο, με λευκή κοιλιά και χέρια. Το σώμα τους είναι γυαλιστερό, γλιώδε και γλιστερό. Το κορμί τους είναι ανθρωποειδές, αλλά το κεφάλι τους είναι αυτό ενός κυριολεκτικά ψαριού, με γουρλωτά μάτια. Τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους είναι ενωμένα με μεμβράνες. Mm. Κάποιος που μπορεί να επισκεφτεί το προσωπικό μου website, το PanteleysYanulakis.com ε, μπορεί να δει ένα πρόσφατο δημοσίευμά μου με ένα, mm. με ένα κείμενο, με ένα μικρό διήγημα που λέγεται «Η καταραμένη ακτή». Ε, Εμπνευσμένο από αυτά τα μυστικά ψαροχώρια που κι εγώ ο ίδιος έχω συναντήσει και έχω φανταστεί το τι θα μπορούσε να συμβαίνει στις απομονωμένες αυτές παράκτιες περιοχές όπου βασιλεύει το παράκτιο απόκρυφο θα λέγαμε έτσι έχω γράψει αυτό το κείμενο στο τέλος έχω μια μεγάλη σημείωση για τις σκιέ πάνω από το ψαροχώρι φυσικά όλα αυτά προέρχονται σαν έμπνευση από το The Shadow Over Innsmouth του H.P. Lovecraft εκεί λοιπόν... Ε, θα διαβάσετε τις λεπτομέρειες αυτές που σας διηγούμε τώρα στο κείμενο «Η καταραμένη ακτή» στο παντελήςτζιανουλάκης.com στο προσωπικό μου ιστότοπο. Και άλλα πολλά κείμενα μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί καθώς και εκπομπές, ομιλίες και άλλα πολλά. Προτάσεις επίσης για να εξερευνήσετε συγκεκριμένα πράγματα στο ίντερνετ, βίντεο, πολλά πράγματα μπορείτε να ανακαλύψετε στο προσωπικό μου website. Μουσικές Λοιπόν Στο αλόκοτο αυτό πάνθεον Της μυθολογίας Κθούλου Εκπροσωπούνται όλοι αυτοί οι deep ones Οι αβησέοι Όπως τους λέμε στα ελληνικά Από κάποιες μεταφράσεις Εκπροσωπούνται από τον τρομερό θεό Δάγκον Ή Δάγκον Δέγκον ας πούμε Είναι και ένα από τα πρόημα διηγήματα της μυθολογίας Κθούλου του, H.P. Λαύγρατε για αυτόν τον τίτλο, πρόκειται για ένα τιτάνιο εφιαλτικό τέρας, έναν ψαρόμορφο θεό που μαζί με το τέρι του, την ίδρα, Hydra, λατρεύεται μυστικά σε ψαροχώρια και οι πιστοί του σήμερα ανήκουν στη σκοτεινή θρησκευτική αδελφότητα που έχει τον τίτλο, το θρηλυκό τίτλο Esoteric Order of Dagon το εσωτερικό τάγμα του Dagon Σκέφτομαι πω οι περισσότεροι αναγνώστε του Λάβκραφτ ή αυτών των ιστοριών χαμένων στον χρόνο δεν γνωρίζουν ότι ο Ντάγκον αναφέρεται πολλέ φορέ στη βίβλο. Έχω ψάξει και βρήκα μερικά από τα σχετικά αποσπάσματα. Μου τα έχει εδώ κατατεθειμένα μπροστά μου η συγκυβερνήτριά μου, συγκεντρωμένα. Ευχαριστώ. Σα διαβάζω από του κριτέ ΙΣΥΓΜΑ 23. Στη βίβλο συνήχθησαν δε οι άρχοντες των Φιλιστέων δια να προσφέρουν μεγάλην εις δάγων των θεών αυτών και να εφρανθώσει, διότι είπαν ο Θεός ημών παρεδοκε και την χείρα ημών των Σαψών, των εχθρώ ημών. Αυτή δηλαδή που πιάσανε τον Σαψών ήταν ελάτρεις του Επίση, Επίσης, α χρονικά Ι. 10. Έβρικαν τον Σαούλ και του Ιού αυτού πεπτοκότας εν το όρος Γελβουέ, και ανέθεσαν τα όπλα αυτού ει τον οίκον των Θεών αυτών και ει τον αόν του Δάγονο. Προσύλωσαν την κεφαλήν αυτού. Άλλο. Ωραίο αυτό, από το Αλφα Σαμουήλ, εύσιλον 1 έω 6. Οι δε φιλιστέοι, σας θυμίζω ότι οι φιλιστέοι είναι οι πρόγονοι των Παλαιστινίων. Είναι φιλιστέοι, φιλιστίνς, Παλαιστίνς, Παλαιστίνοι. Ε, οι δε φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβενέζερ εις Άζωτον. Και έλαβαν οι φιλιστέοι την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον του δάγων. Και έθεσαν αυτήν πλησίον του δάγων. Και όταν οι αζώτιοι εσηκώθηκαν ενωρί την Επαύριον, ιδου ο δάγων πεσμένο κατά πρόσωπον αυτού επί τη γη ενώπιον του κυβο, της κυβωτού του κυρίου. Και λάβοντα τον δάγων, κατέστησαν αυτόν στον τον τόπον αυτού, στο βομό του, δηλαδή έπεσε. Και την Επαύριον, ειδού ο δάγων πεσμένο κατά πρόσωπον επί τη γη ενώπιον τη κυβωτού του κυρίου. Και η κεφαλή του δάγων και οι δύο παλάμε με το χειρόν αυτού, απεκεκομμένοι επί του κατοφλείου μόνον ο κορμός του δάγων αναπέμεινε εις αυτόν. Δια τούτο εντιαζότο οι ιερεί του δάγων και πάσο εισερχόμενο εις τον οίκον του δάγων δεν πατούσεν στον τον κατόφλιο του δάγων έως της ημέρας τάφτης. Και επεβαρύνθη η χήρη του Κυρίου επί τους αζώτιους και εξολόστρεψεν όλους αυτούς. Ταξιδεύοντα την Ιρλανδία στο νότο τη Ιρλανδίας συνάντησα του θρύλους για τους Ντάο είναι e Στα Ιρλανδικά Gaélic η λέξη ντάο σημαίνει άνθρωποι ή λαός και domhain σημαίνει βυθός. Ντάο domhain οι άνθρωποι του βυθού. The deep ones. Ε, χαρακτηριστικά σας λέω, στα Ιρλανδικά Gaélic τα ξωτικά, τα φέρεις που λέμε, λέγονται ντάο γραφεται σίδ. Γράφεται S-I-D-H-E, σίδχε, προφέρεται σίδ. Ντάο είναι σίδ. Είναι τα ξωτικά. Ένα ψαράς που δεν είχε καλή ψαριά, τον είχα δει εκεί, είχε πει είναι θυμωμένη απόψε. Ακούστηκε το τραγούδι του χθε το βράδυ. Δεν έλεγε ποιο εννοούσε, δεν μπορούσε να τον πείσει να πει το όνομά του. Αυτά τα πράγματα είναι ταμπού, τα ονόματα δεν λέγονται. Η θρίλη όμω για του Ντάουιν Ντομχάιν μέχρι σήμερα είναι πολύ ζωντανή και επίμονη, κυρίω στη νότια επαρχία του Κόρκ στην Ιρλανδία, ειδικά στο Μπάλτιμορ. Στην Βαλτιμόρη δηλαδή από όπου έχει πάρει και το όνομά της η γνωστή αυτή η πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών που προέρχεται από παράφραση του Γκαέλικου ονόματος «Μπέιλε Αντιχμόρ» «Η πόλη του μεγάλου οίκου». Μόνο που στην Ιρλανδία η πόλη αυτή δεν έχει κανένα μεγάλο οίκο α πούμε. Τι εννοεί. Διότι βέβαια εννοεί ένα μεγάλο οίκο μέσα στη θάλασσα. Ε... Επίσης υπάρχουν αυτοί οι θρύλοι εκτός από το Μπάλτιμορ, κοντά στο Κόρκ. Στο νησάκι η νης ντρίσκολ, στα Γκαέλικ είναι το νησί. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι αναγραμματισμός της λέξης νησί ή νήσος. Ή νης είναι το νησί. ντρίσκολ είναι το νησάκι αυτό, απέναντι από το Μπάλτιμορ. Και ιδιαίτερα επίσης και στα πάμπολα νησάκια στον Ατλαντικό που στην Ιρλανδία ονομάζονται Carberries Hundred Isles όπως είναι το Serkin Island, το In East Clare, το Fastnet Rock και άλλα πολλά. Ε... Αυτοί οι Νταοίν Ντομχάιν έχουν και ένα άλλο όνομα που με αυτό τους συναντά κανεί την κελτική μυθολογία. Ονομάζονται Φωμόριοι. Φωμόριοι, ε, ή θα του δείτε στα αγγλικά ω φομόριοιans. Φωμόριοι, που σημαίνει στα καελικά αυτοί που κατοικούν κάτω από τη θάλασσα. Πρόκειται για τα κακά όντα, α το πούμε έτσι, που κατοικούσαν κάποτε στην Ιρλανδία, πολύ πριν έρθουν οι Κέλτε εκεί. Ε, τα όντα θα έχουν ένα μάτι, ένα πόδι, ένα χέρι. Επικεφαλής τους ήταν ο Balor of the Evil Eye και άλλοι τη ράτσας τους όπως ο Μόρκ, ο Κίτσολ αλλά έδωσαν τη μεγάλη, τη μεγάλη τους μάχη στο Μαχτιου Τουρεάδ και νικήσαν εκεί από τους γίγαντες του Άθα Δεντάναν τους καλούς θεούς που λύτρωσαν τη χώρα από αυτήν την κατάρα των Φωμόριανς Οι τοπικέ παραδόσεις όμως λένε ότι αυτά τα πλάσματα εμφανίζονται ακόμη λένε ότι εμφανίζονται ακόμη κάθε 9 χρόνια στις παράξενες γιορτές που αποκαλούνται «The Fires of Baili», κατά τις οποίες οι άνθρωποι χορεύουν και πηδούν πάνω από τους φωτιές. Τέτοια έθιμα έχουμε και στην Ελλάδα, στις γνωστές φωτιές του Αγιανιού, όπως τις λέμε. Ε, τα έθιμα αυτά δεν είναι φυσικά ε, σύγχρονα, είναι αρχαιότατα. Οι Έλληνες δεν ξέρουν, και το λένε φωτιές του Αγιανίου, ας πούμε, Μάλιστα είναι στη δεύτερη γιορτή του Αγίου Ιωάννη το καλοκαίρι. Αλλά δεν ξέρουν οι Έλληνε ότι το όνομα Ιωάννη προέρχεται από τα βάθη των παράξενων αιώνων. Από τον βαβυλονιακό θεό ψάρι των Οάνε. Ο μικρον αλφα Δύο νι ε ε. Όπου γίνεται Ο Άνε ή Ο Άνε ή Ο Άνη. Φτάνει στα ελληνικά μέσω του αραμαϊκού μεσοποταμιακού χωάνες. Γιωχάνες, Γιωχάναν οι πρώτοι προφήτες και αλληγοριστές της Μεσοποταμίας ήταν Αραμέοι και Εβραίοι βαβυλωνιακής ή Συριακής καταγωγής και κατανοούσαν την έννοια του Μεσιά εντό αγωικών με τον παλιό τρόπο δηλαδή σύμφωνα με τους θρύλους για τον αρχαίο Χάνη τον Ωάνες δηλαδή και περίμεναν το Λυτρωτή να αναδυθεί από τη θάλασσα Αυτό είναι ο λόγο που πολλοί πίστευαν ε, άμα θα το ψάξετε λίγο και στην ε, Αγία Γραφή πολλοί πίστευαν ότι ο, Άνσο, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που βάπτιζε στο νερό ήταν ο Μεσσίας και ε, καταλαβαίνετε ότι αποκλείεται φυσικά όλα αυτά να μην έχουν και κάποια σχέση παράξενη ε, μυστικιστική προφανώς με το χαρακτηρισμό ψαράδες ανθρώπων που δόθηκε στους αποστόλου. Ο Άνες είναι ο σωτήρας των Βαβυλωνίων, ο Θεός που υποτίθεται ότι έσωσε σύμφωνα με τους μύθους την ανθρωπότητα από τον κατακλυσμό, προειδοποιώντας τον Βαβυλώνιο Νόε, τον Ούτουνα Πιστήμ, μάλιστα αυτόν τον Ούτουνα Πιστήμ, νωρίτερα που σας διάβαζα τα κομμάτια από το έπος του Κιλγαμές, τον συναντάει κάποια στιγμή ο Γκυργαμές και του διηγείται τα πάντα για τον κατακλυσμό. Λοιπόν... Ο Άνες, λοιπόν, προειδοποιώντα τον Βαβυλόνιο Νόε, τον Απιστήμ, τον καθοδήγησε να φτιάξει μια κυβωτό, φυσικά. Ο Μπερόσο, που είναι περίπου του 4ου αιώνα π.Χ., ήταν ένας ιερέας του Μαρντούκ, επίση γνωστού στους αρχαίους, και ως Μπέλ, ο οποίος ε, Μπερόσο έγραψε στα ελληνικά ένα τρίτομο έργο, χαμένο πλέον, για τον πολιτισμό και την κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, των Βαβυλωνίων αλλά αποσπάσματά του έχουν σωθεί μέσω του Αλέξανδρου Πολύστορα και του Ευσέβιου. Εκεί πολλά πράγματα χαμένα, βιβλία χαμένα, έχουν διασωθεί αποσπάσματά τους σε βιβλία μεταγενέστερων, που δεν ήταν ακόμα χαμένα τότε τα έργα. Ε, διασώθηκαν τα βιβλία αυτά που είχαν τα αποσπάσματα, αλλά τα έργα αυτά καθατά χάθηκαν. Και έτσι το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Ε, κάποια αποσπάσματα λοιπόν από το έργο του Μπερόσου, ε, διασώζονται στον Αλέξανδρο και στον Ευσέβιο. Ο Μπερόσος μεταξύ άλλων γράφει για τον Οάνες, όπω το διαβάζουμε στον Ευσέβιο. Οι άνθρωποι ζούσαν σαν τα ζώα, αλλά τον πρώτο χρόνο εμφανίστηκε ένα πλάσμα πρικισμένο με ανθρώπινη λογική. Είχε το όνομα Οάνε. Αναδύθηκε από την Ερυθρά θάλασσα στα σύνορα με τη Βαβυλονία. Είχε το σώμα ενό ψαριού. Αλλά πάνω από το κεφάλι του, που ήταν κεφάλι ψαριού, είχε ακόμη ένα κεφάλι που ήταν ανθρώπινο. Είχε παχιά ουρά ψαριού, αλλά ανθρώπινα πόδια από κάτω της. Είχε ανθρώπινη φωνή και οι εικόνες του υπάρχουν μέχρι σήμερα. Το γράφει αυτό. Πέρασε την ημέρα μαζί με τους ανθρώπους, χωρίς να δεχθεί τροφή, τους έμαθε τη χρήση των γραμμάτων, τις επιστήμες και τις τέχνες όλων των ειδών. Τους έμαθε να φτιάχνουν πόλεις, να ιδρύουν ναούς, να συνθέτουν νόμους και τους εξήγησε όλες τις αρχές της γεωμετρίας. Τους έδειξε πώς να ξεχωρίζουν τους σπόρους και πώς να συλλέγουν τα φρούτα. Και κάποτε ο Μεγάλος Ωάννης επέστρεψε πάλι με στη θάλασσα από όπου είχε αναδυθεί, διότι ήταν αμφίβιος. Έπειτα από αυτό, πολλά όντα σαν τον οάνε αναδύθηκαν και εμφανίστηκαν μπροστά στους ανθρώπους. Οι Ασύριοι αναφέρονταν σε αυτά τα όντα με το όνομα Κουλούλου. Κουλούλου για τα αρσενικά, που σημαίνει ψαράνθρωποι, στα μασυριακά, με εμφανή την ομοιότητά του με το όνομα Κθούλου ή Κουτούλου και Κουλίτου, Κουλίλτου μάλλον, Κουλίλτου για τα θηλυκά. Θεωρούσαν ότι ήταν γη και κόρες των θεών της θάλασσας που παντρεύτηκαν με ανθρώπους, δηλαδή ήταν οι βρύδια και απαιτούσαν από τους ανθρώπους να τους λατρεύουν. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα τη νύχτα διηγούμαστε ιστορίες χαμένες στο χρόνο μαζί με τη συγκυβερνητριά μου από το μυστικό σκάφος μας για λογαριασμό του του κολεγίου και του Radio Nowhere. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. Οπότε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Είμαστε εδώ με το μυστικό διαστημικό σταθμό Στις συχνότητες που αναμεταδίδονται Από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14 Κάθε τρίτη στις 8 πλέον Έτσι και σήμερα Είμαστε εδώ με τη συγκυβενήτριά μου Και περιηγούμαστε στο χρόνο Χαμένοι στο χρόνο Διηγούμενοι μέσα από την εκπομπή μας Κάποιες ιστορίες Χαμένες στο χρόνο σήμερα Πολλές φορές έχουμε εμπνευτεί να φτιάξουμε μία διαστημική αργοναυτική εκστρατεία που να ξεκινήσει από το διαστημικό μυστικό σκάφος μας σαν να είναι μία διαστημική αργό. Ε, εντάξει, για την αργοναυτική εκστρατεία έχει γράψει ο Πίνδαρος, ο Απολόδορος, ο Αθηναίος και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος. Αλλά και άλλοι, κάποια άλλα αρχαία των περισσότερων εκ των οποίων τα έργα είναι εντελώς χαμένα. Δεν τα έχουμε, αλλά έχουμε την πληροφορία για την ύπαρξη του καθενό του. Τα θυμάμαι απ' έξω, με συγχωρείτε. Ε, το πιο διάσημο βέβαια από αυτά τα έργα το έγραψε ο ο Ορόδιος στο βιβλίο του «Αργοναυτικά». Κατά την άποψή μου, και όχι μόνο, όπως συμβαίνει και με όλα τα αρχαία ελληνικά έργα, το ίδιο συμβαίνει και με τα αργοναυτικά του Απολώνιου Ρόδιου οι μεταφράσεις, οι αποδόσεις που υπάρχουν είναι όλες, κατά την άποψή μου πάντοτε, αποτυχημένες. Πάντα, το έχω διαπιστώσει πάρα πολλές φορές, το αρχαίο ελληνικό κείμενο λέει σε πάρα πολλές φάσεις άλλα πράγματα από αυτά που μεταφράζουν οι προφανώς άσχετοι, αμύτοι, υπερφίαλοι μεταφραστές του. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε πάρα πολλά κενά, κατά την άποψή μου, σε σχέση με το ακριβές νόημα πάρα πολλών λέξεων και εκφράσεων, Όπω επίση και πολλών λέξεων, το νόημα έχει αλλάξει εντελώ από την αρχαιότητα ως σήμερα, χωρί να κατέχουν προφανώ οι μεταφραστέ το αρχαίο νόημα ή να είναι δύσκολο τέλο πάντων να κατανοηθεί. Και επίση, πάρα πολλά πράγματα συχνά λέγονται με τρόπο συνθηματικό, κωδικό, μυστικιστικό. Ιδιαίτερα στα έργα που έχουν κάποια μικρή ή μεγάλη μυστικιστική αξία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ζήτημα των μεταφράσεων και της σε πολλά άγνωστη αμφιλεγόμενη αρχαία ελληνική γλώσσα. Δημιουργεί πολλά μεγάλα μυστήρια όσον αφορά πολλά αρχαία έργα για αυτόν που θέλει να τα μελετήσει στα αλήθεια, δηλαδή για σχεδόν κανέναν. Ε, έτσι λοιπόν είναι ιστορίες χαμένες στο χρόνο, χαμένες για πάντα. Ίσως δεν πρόκειται ποτέ να κατανοήσουμε στην πληρότητα ε, της αρχικής διήγησης αυτά που θέλει να διηγήσει η ιστορία αυτών των χαμένων αρχαίων έργων Θα μπορούσα να σας διαβάσω, ας πούμε, την πρώτη σελίδα από το αρχαίο κείμενο των αργοναυτικών του Απολών Ρόδιου οι οποίοι μεταξύ άλλων λένε μερικά πολύ παράξενα πράγμα, τα οποία δεν καταλαβαίνει ικανοποιητικά, σχεδόν κανείς κάτι την άποψη μου. και υπάρχουν με αυτά πολλές, ας τις πούμε, μεταφραστικές παρεξηγήσει. Είναι στην ουσία ένα μυστηριώδης κείμενο δηλαδή, μυστικιστικό σε πολλά σημεία του, Τώρα δεν θα ήθελα να μπω στην περιπέτεια να σα διαβάσω στα αρχαία ελληνικά μια ολόκληρη σελίδα από τα αργοναυτικά του Απολόνιου Ρόδιου, αλλά πιστέψτε με, μπορείτε ίσω να τη βρείτε στο ίντερνετ ή αλλού. Πιστέψτε με ότι στην αρχή κατευθείαν μπαίνει στο ψαχνό και διηγείται πω είναι κατασκευασμένη η αργό και λέει κάποια πολύ παράξεννα παραξενα πραγματα τα περισσότερα βαθά κατανόητα. Τώρα ο ίδιο ο συγγραφέα, ο Απολόνιο Ρώδιο, που έζησε περίπου. Μεταξύ 300 π.Χ. και 200 κάτιας, 210 π.Χ. Ε, γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί των Πτολεμαίων, τη βασιλείας των Πτολεμαίων. Ε, το επώνυμο του, Ρόδιος, το παίρνει από το όνομα της μητέρας του, της Ρόδης. Ε, δεν έχει σχέση με την Ρόδο δηλαδή. Αν και υπάρχει μια ιστορία ότι πέθανε αυτοεξόριστο στη Ρόδο τις οποίες όμως δεν της δίνουν μεγάλη σημασία τις ιστορίες αυτής οι περισσότεροι ειδίκοι. Ήταν επικός ποιητή, λόγιος, μυστικιστής, μέγας βιβλιοθηκάριος και για μια περίοδο ήταν διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ο Απολώνιος Ορόδιος. Όταν έγραψε το έπος του, για την, το καταπληκτικό αυτό έπο για την αργοναυτική εκστρατεία, μια ιστορία χαμένη στον χρόνο, ε, το έπος αυτό για την αργοναυτική εξετατία που είχε προκύψει από τις μελέτες του φυσικά έτσι τα αργοναυτικά ε, αυτό το έργο δεν έγινε ούτε κατανοητό ούτε αποδεκτό και κυρίως χλεβάστηκε διότι νοήθηκε από σχεδόν όλου ότι ο Απολλώνιος θέλησε με αυτό να μιμηθεί τον Όμηρο και είχε πολύ κακή τύχη περιγράφω ε, έχω κάνει ένα βιβλίο με αυτέ στις βασανιστικές, τα βάσανα, τις ιστορίες των βασάνων και των περιπητιών των αρχαίων φιλοσόφων και λογίων. Ε, το βιβλίο μου είναι το «Η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους», όπου εκεί διηγούμε τις παράξενες ιστορίες, τις παράξενες περιπέτειες πολλών από τους αρχαίους Έλληνε φιλόσοφους και συγγραφεί. Ε, και πόσο, ας πούμε, βασανίστηκαν και κυνηγήθηκαν και εξορίστηκαν και πάρα πολλές λεπτομένες που δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Αν κάποιος θέλει να διαβάσει αυτό το βιβλίο μου, η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, μπορεί να το βρει στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε περιοδικό Strange στο Google, το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει. strange.pavlaegnarz.com Το Egnarz είναι το Strange ανάποδα strangepavlaegnarts.com ή μέσω google περιοδικό strange εκεί θα δείτε υπάρχει ένα ε, τμήμα που λέγεται e εκεί βιβλία και εκεί θα βρείτε μεταξύ των άλλων διαθέσιμων βιβλίων μου γιατί έχω και πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι εξαντλημένα 42 τον αριθμό είναι όλα τα βιβλία που έχω γράψει ε, εκεί θα βρείτε 45 μάλλον πλέον γιατί δεν μετράω τα τρία τελευταία το, το το παρανόρμαλ, το απόλυτο βιβλίο το παρανόρμαλ και τις δύο επανεκδόσεις που είναι αναθεωρημένες σε ένα βαθμό για την κουφιάγι Εκεί θα βρείτε και στο το, το ίσο που υπάρχει στα βιβλία, στο site του περιοδικού Strange, θα βρείτε και το βιβλίο μου «Η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους», όπου μπορεί να σας έλθει κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο. Λοιπόν, όταν ο Απολώνιος ο Ρώδιος έγραψε λοιπόν για την αργοναυτική εκστατεία, τα αργοναυτικά, δεν έγινε καθόλου το έργο το αυτό κατανοητό, ούτε αποδεκτό από σχεδόν κανέναν. Και χλεβάστηκε κυριολεκτικά, του λέγανε ποιο είσαι, ας πούμε, το παίξεις ο Όμηρος. Λοιπόν, έγινε τελικά αποδεκτό πάρα πολύ αργότερα, πάρα πολύ αργότερα. Το έπος αποδοκιμάστηκε και ο Απολώνιος κατ' επέκταση έπεσε σε κατάθλιψη ο άνθρωπο και λυπημένο εγκατέλειψε την πατρίδα του για πάντα και περιπλανήθηκε σε διάφορους τόπους στον κόσμο. Μια ιστορία ε, μάλιστα λέει ότι στο τέλος εγκαταστάθηκε στη Ρόδο. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες ότι πέθανε στη Ρόδο ή εγκαταστάθηκε στη Ρόδο, σε αυτοεξωρία κλπ. είναι παρεξηγήσεις προσπαθώντας να κολλήσουν, μη γνωρίζοντας ότι η μητέρα του λεγόταν Ρόδη, η Ροδή... Ε, να κολλήσουν, το, να βρουν, δεν μπορούσαν να βρουν την Ρόδο πουρθενά στην ιστορία του ότι γεννήθηκε στη Ρόδο και λοιπά, να βγάλουν ότι πέθανε στη Ρόδο οπότε να εξούκε ο Ρόδιος. Δεν έχει σχέση με τη Ρόδο κάτι να μου. Λοιπόν, περιπλανήθηκε λοιπόν σε διάφορους τόπους και ας πούμε ότι κάποιοι πιστεύουν ότι καταστάθηκε στη Ρόδο στο τέλος. Τα αγωναυτικά πολύ πολύ αργότερα εκτιμήθηκαν από τους μελετητές διότι ο Λόγιος αυτός, ο Απολώνιος, έχει συμπεριλάβει μέσα στο έργο του πολλές γνώσεις, πολλούς μυστικισμούς και πολλές πυροφορίες. Για παράδειγμα, λέω κάτι που έχει ενδιαφέρον για εμάς τους ελάτρες του παράξενου. υπάρχει ένα σημείο στα αργοναυτικά που αναφέρεται στην φανέρωση, στην ανάδυση των νησιών ανάφι και θύρα. Καταλαβαίνετε, διηγείται δηλαδή, ο Απολλώνιος, ότι τα νησιά Ανάφη και θύρα αναδύθηκαν μέσα από τη θάλασσα, όπως είχε συμβεί και με τη δήλο. Ε, σας θυμίζω, οι αν δεν το ξέρετε, ότι δήλωση σημαίνει φανερωμένη. Εξού, για παράδειγμα, η δήλωση που λέμε, ή ξέρω εγώ η ψυχεδέλεια, που σημαίνει φανέρωση της ψυχής. Ε, η δήλωση, φανερωμένη δηλαδή, που ανεφάνει εκ των υδάτων, αναδύθηκε. Και υποστηρίζει λοιπόν το ίδιο ισχύει για την Ανάφη και τη θύρα ε, και στο θριλικό επιφώνημα Ανεφάνει Νίσος που συνδέει ακόμη και με τον τίτλο Αποκάλυψης που άρχισε αργότερα να χρησιμοποιείται σε πολλά έργα αυτή η Αναφάνησης, η Αποκάλυψης η... το επιφώνημα αυτό το οποίο θυμίζει ο Απολλώνιος το έργο του Ανεφάνει Νίσος η... υπάρχει μάλιστα ε άθιμα με καλά και μια πολύ καλή ταινία μικρού μήκου. ναι, μου την βρίσκει τώρα εδώ η κυβερνητριά μου το τίτλο της, ευχαριστώ, ο τίτλος της είναι An Island Came to Light The Revelation of Anafi and Thira Islands in Apollonius of Rhodes Argonautica ε, Ένα An Island Came to Light είναι μια ταινία μικρού μήκου για αυτή την ιστορία, ότι αναδύθηκε η Ανάφη και η Θύρα, η Σαντορίνη δηλαδή μέσα από, το, από τη θάλασσα, σύμφωνα με τον Απολλώνιο. επίσης ασχολείται στα αργοναυτικά και με το φαινόμενο κατ' επέκταση, των νησιών φαντασμάτων που εμφανίζονται ξαφνικά από τη θάλασσα και μετά εξαφανίζονται. Έχει γράψει πολλά για αυτά και ο πατέρας της σύγχρονης εναλλακτική νοσηλογία και του παράξενου, ο Τσάρλ Φόρτ. Έχουν αυτό το κοινό δηλαδή με τον Απollonio, τον Ρόδιο. Αναφέρονται και οι δύο με κάποιε λεπτομέρειε στα νησιά φαντάσματα τα αργοναυτικά και έτσι καθώς καταδιόμαστε σε ιστορίες χαμένες στο χρόνο αυτοί οι δίστροποι μυστικισμοί μου θυμίζουν πάντα εμένα όλη αυτή την ιστορία με τον Ερμή τον Τρισμέγιστο ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ε, που εγώ θα τον ονόμαζα Τρισμέγιστο Παραλήπτη α πούμε τη παραλληλογραφίας ένα παραλληλόγραμμο είναι η ιστορία ή ο τρίτος παράλληλος, ο τρισμέγιστος. Τώρα γιατί τα λέω αυτά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ε, πάντως για αυτήν την παραλληλογραφία θα διαβάσετε πολλά στο βιβλίο μου «Paranormal» που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του περιοδικού «Strange», το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον Ερμή, τον τρισμέγιστο να σα πω, χαμένοι στον χρόνο και παρεξηγημένοι πολύ. Τον δεύτερο περίπου μετά Χριστόν αιώνα, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μετά Χριστόν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο νεοπυθαγόριος φιλόσοφος Αρποκρατίον ο Αργίος, όνομα, Αρποκρατίων ο Αργίος, αναζήτησε αυτός τα μυστικά της αλχημίας. Ε, και ήταν το αρχαιότατο όνομα της μιας μεγάλης περιοχής στην Αίγυπτο ή και της Αιγύπτος της ίδιας. Και υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η αλχημία ε, είναι η τέχνη από το Αλ Κέμ που λέγανε οι Άραβες. Εν πάση περιπτώσει ο αρποκρατη ο Αργίος αναζητούσε λοιπόν τα μυστικά της αλχημια προσπαθώντας ταυτόχρονα να συγκεντρώσει όλα τα σχετικά κείμενα που είχαν γραφτεί κατά καιρου από τους Έλληνε σοφού. Και αυτή τη συγκέντρωσή του, αυτή την ανθολογία δηλαδή κατάφερε και την εξέδωσε στα ελληνικά που ήταν τότε η μυστική γλώσσα των μειμένων, Άμα δεν ήταν κάτι γραμμένο στα ελληνικά στην κοινή δηλαδή την ελληνική δεν ήταν αξιόλογο. Σε αυτήν την καταγραμμένη κωδικοποίηση αυτόν τον κώδικα δηλαδή με κάπα κεφαλαίο ο Αρποκρατήων έδωσε το όνομα Ερμής ο Τρισμέγιστος. Δηλαδή... Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος δεν είναι κάποιος τύπος ο οποίος έγραψε διάφορα πράγματα ή κάτι τέτοιο. Ε, ούτε, ούτε είναι ε, μια συγκεκριμένη θεότητα ή κάτι τέτοιο. Είναι ο τίτλος αυτού του βιβλίου του Αρποκρατίωνα του Αργίου που είναι μια ανθολογία αλχημιστικών κειμένων από Έλληνες, σοφούς. Λοιπόν, ε, ο ερμή ο Τρισμέγιστος. Επειδή μετά... Ο χρόνος ξέχασε κατά κάποιο τρόπο το όνομα του Αρποκρατείου να ε, άρχισε να χρησιμοποιείται ως συγγραφέας ο τίτλος ο Ερμής ο Τρισμέγιστος η μυστική υπεποίθηση πίσω από το παράξενο αυτό επίθετο είναι ότι ο Ερμής δεν είναι απλά μέγιστος για τους λόγους που είναι μέγιστος ένας θεός τέλος πάντων αλλά τρεις μέγιστο, τρεις φορές μέγιστος σε δυο ακόμη δηλαδή επιπρόσθετα επίπεδα ε, Σα θυμίζω ότι ο Ερμή ήταν ο Θεό των Μηνυμάτων, ο ταχυδρόμος των Θεών, ο αγγελιαφόρο, ο πρόγονο των Αγγέλων. Ε, ο Ερμή. Έτσι λοιπόν, ένα μήνυμα από τον Θεό των Μηνυμάτων που έχει τρία επίπεδα κατανόηση. Ερμής τρει μέγιστο. Κάτι που διαβάζεται με τρει διαφορετικού τρόπου ανάγνωση και κατανόηση, σε τρία επίπεδα. Τρία σε ένα που λέμε. Το πρώτο επίπεδο είναι για του κοινού που διαβάζουν το έργο. Το δεύτερο είναι για του μηημένου. Το τρίτο είναι για τους μύστες. Ανάλογα ποιον μέγα ερμή γνωρίζουν. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτός ο τίτλος. Καθώς ανεβαίνει στα επίπεδα, παίρνοντας τα μηνύματα του ερμή που βρίσκονται σε αυτά, ο ερμής για σένα γίνεται όλο και πιο μέγιστος, όλο και πιο θαυμαστός. Από την άλλη, ένα επίπεδο είναι ο συγγραφέα που γράφει ένα μυστικό, Δεύτερο επίπεδο είναι ο αναγνώστης που διαβάζει και καταλαβαίνει κάτι άλλο. Και τρίτο επίπεδο, ο αναγνώστης που διαβάζει και καταλαβαίνει ανάμεσα από τις γραμμές παράλληλα. Στο ίδιο κείμενο η φράση όλα αυτά. Ένα δηλαδή παραλληλόγραμμα Οι νεοπλατωνικοί υποστήριζαν ότι ο τίτλος «Ο Ερμής, ο Ερμή ο δόθηκε στο σεληνιακό θεό της Αιγύπτου, Θοθ» τον οποίο ταύτιζαν με τον ελληνικό Ερμή. Αλλά αυτό ήταν μάλλον μια ευκαιρία κάποιων συγγραφέων να μιλήσουν για το Θοθ, καθώς μιλούσαν για το έργο αυτό. Πολλοί μυστικιστές μελετητές απέδαν στο συγγραφέα Ερμή τον Τρισμέγιστο τη συγγραφή πολλών άλλων αρχαίων ελληνικών κειμένων αργότερα. Δηλαδή κειμένων φιλοσοφίας, θεουργίας και αλχημία, θεωρώντα. Ότι ήταν κάποιο ανώνυμο μύστη τη αρχαιότητα που έγραφε με αυτό το παράξενο ψευδόνιμο. Άρχισε να δημιουργείται δηλαδή μια παρεξήγηση. Βέβαια, πολλά ιερατεία, αδελφότητε, μέσα στου αιώνε υποστήριζαν ότι τα αλχημιστικά βιβλία με τον τίτλο Ο ερμης ο τρισμεγιστος γράφτηκαν εξ του Ερμή, του Θοθ. Δηλαδή κάτι ανάλογο με τα θεόπνευστα κείμενα τη βίβλου, φανταστείτε. Μάλιστα θυμάμαι ο Χόρχελ Λουί Μπόρχε. Αυτά τα αρνητικά κείμενα μέσα στη βιβλιογραφία του Αγίου Πνεύματο. Το έχει γράψει για τη βιβλιογραφία του Αγίου Πνεύματο. Το Άγιο Πνεύμα έχει γράψει βιβλία. Και τα παριθμεί ο Μπόρχε, ποια είναι. Και μέσα σε αυτά γράφει, βάζει τη λίστα και τα αρνητικά κείμενα αυτά. Τώρα, το πιο πιθανό είναι ότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος όπω είπα, είναι ένα κωδικό τίτλο για μειημένου, που όπω είπα, δόθηκε σε συλλογή αποκαλυπτικών ή συγκαλυμμένων ανάλογα πώ το βλέπει ανάλογα τι ξέρεις, αυτό των αρχιμιστικών κειμένων, αφού ερμίστανε και ο προστάτης των μυστικών, των επιστημών, των τεχνών και των πολύμορφωμένων ανθρώπων και λογίων. Και βέβαια και της αλληλογραφίας. Αλλά ήταν και ο ψυχοπομπός, δηλαδή αυτός που σε οδηγεί στην πύλη προς τους άλλους κόσμου. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και διηγούμαστε ιστορίες χαμένες στο χρόνο. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. There ain't nothing but road and telephone poles on the way to Saskatoon. Abandoned farms, broken down barns, waiting for the harvest moon. It's a long, hard road to Saskatoon. Yeah, a long, hard road to Saskatoon. Mama had a stroke, so I threw on a coat and I hit headed on out the door. The manager man had a fabric land found her laying on the floor. And after 88 years in a bucket of the tears, she'd lying in a hospital bed. The curtains for walls, push-button calls, and her neighbor's not riding hay. Got a long hard road back in Saskatoon Yeah, a long hard road in Saskatoon Still, waters run deep for lone black sheep to start their lives anew. I'm the prodigal son, son of a gun, who settled for Mountain View. Now, it's a long hard road back to Saskatoon. A long hard road back to Saskatoon.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 Saskatoon. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, εκπέμπουμε τι κοινότητέ μα εκεί κάτω στη γη, ξεφεύγοντα από τι σκοτεινέ δυνάμει κατοχή τη γη και προσπαθώντα τι κοινότητέ μα να φτάσουν στου άγνωστου παραλήπτε του που έχουν επιλεχθεί με άγνωστο σε εμά τρόπο από το Ρέντιο Νόγουερ και το Αόρατο Κολέγιο. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφο μα, σε μια πόλη. Περιήγηση, περιπλάνηση, περιπέτεια γύρω από τη γη εκπέμποντας τις ιστορίες χαμένες το χρόνο σήμερα. Ο Ρωμαίος ποιητής Λουκρίτιος δημοσίευσε γύρω στο 50 π.Χ. ένα ποίημα στο οποίο ανέπτυσε, στο ποίημα αυτό το μεγάλο τις ιδέες των Ελλήνων ατομικών φιλοσόφων Εκείνων δηλαδή των σοφών που πίστευαν ότι το σύμπαν αποτελείται από άτομα. Φυσικά αυτοί ήταν ο Λεύκυπος, ο Δημόκριτος και οι μαθητές τους μετέπειτα. Όλα τα έργα των ατομικών φιλοσόφων είχαν τότε χαθεί τελείως. Γιατί ας το πούμε έτσι το ευρύ κοινό δεν συμπα... στην Ελλάδα δεν συμπαθούσε τις θεωρίε του. Γράφω πολλά για την παράξενη ιστορία του Δημόκριτου στις του βιβλίου μου «Η αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους» που όπως είπα είναι α, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από που μπορεί να το αποκτήσει κάποιος και να το σταλεί κρυφά στο σπίτι από το αόρατο κολέγιο. Λοιπόν, όλα τα έργα των ατομικών φιλοσόφων χάθηκαν. Μάλιστα έχουμε και ένα, α, μια ιστορία α, που διηγείται ο Διωγέννης Λαέρτιος ότι ο ίδιος ο Πλάτωνας ήθελε να καούνε τα έργα του Δημόκριτου και τον μετέπεισαν σε αυτό οι πυθαγόροι ε, τον απέτρεψαν παρόλα αυτά άλλοι τα κάψαν λοιπόν ε, χαθήκαν όπως και πάρα πολλά φιλοσοφικά έργα το μεγαλύτερο κομμάτι των φιλοσοφικών έργων της ελληνικής αρχαιότητας από αυτούς τους αξιοθαύμαστους ανθρώπους που ήταν κυνηγημένοι από παντού και εξόριστοι από παντού ε, εδώ στην Ελλάδα ε, το μεγαλύτερο κομμάτι των έργων του είναι χαμένο. Γνωρίζουμε μόνο του τίτλου του και, και αυτού κά, για κάποιου από αυτά τα χαμένα. Ο Λουκρίτιος λοιπόν, αυτό ο Ρωμαίος ποιητή, έγραψε παρόλα αυτά ένα ποίημα που ανέπτυσε αυτό τι ιδέε, το ποίημα αυτό των Ελλήνων ατομικών φιλοσόφων, ενώ τα έργα του είχαν χαθεί. από τότε και μετά. Έτσι χάθηκε και το ποίημα του Λουκρίτιου τελικά. Δηλαδή, δεν ίσχυσε εδώ πέρα σε αυτή την ιστορία χαμένη στον χρόνο αυτό που συνέβαινε με άλλα βιβλία δηλαδή να έχουμε ένα χαμένο έργο αλλά να ξέρουμε κάποια αποσπάσματά του ή πράγματα γι' αυτό από ένα άλλο έργο που ο συγγραφέας το είχε στα χέρια του πριν χαθεί και το κατέγραψε πράγματα γι' αυτό σε ένα άλλο έργο δεν το έχουμε εδώ αυτό γιατί χάθηκε και το έργο του ε, μετέπειτα συγγραφέα του Λουκρίτιου στην προκειμένη περίπτωση παρ' όλα αυτά σαν από θαύμα, το 1417 το πείμα αυτό του Λουκρίτιου ανακαλύφθηκε και αντιγράφτηκε και τυπώθηκε μετά. Και οι ιδέες του επηρέασαν τους αλχημιστές εκείνης της εποχής για να μελετήσουν την ατομική θεωρία της ύλης. Και τελικά στα διακά αυτές οι ιδέες άρχισαν να κυριαρχούν σε πολλούς λόγιους. Κάτι που οφείλουμε αποκλειστικά στην ανακάλυψη αυτού του μεγάλου ποιήματος του Ρωμαίου ποιητού Λουκρίτιου για τους ατομικούς φιλοσόφους. Χαμένη μέσα στα χρόνια η όλη φάση. Λοιπόν, είμαστε ένας ε, τύπος κακών ανθρώπων ζής στη γη. Ε, και δεν ξέρω αν αξίζουμε την επιβίωσή μας πραγματικά Πάντω ο Νεύτωνας έλεγε, ο Νιούτον δηλαδή ο Σερά Άιζακ Νιούτον, ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει το 2060. Άλλη χαμένη ιστορία στο χρόνο αυτή, η αλθινή ιστορία του Άιζακ Νιούτον. Ε, δεν είναι πολλοί ο κόσμος, όσο μάλλον οι νεόφιτη επιστημονιστές, που γνωρίζουν ότι μετά το θάνατο του Σερά Ζακ Νιούτον, του Νεύτωνα, ανάμεσα στα υπάρχοντά του βρέθηκε ένα μεγάλο σφραγισμένο μπαούλο. Το μπαούλο αυτό περιείχε 200.000 σελίδες, 200.000 σελίδες που είχε γράψει ο Νεύτωνας επάνω στα θέματα της αλχημίας, του μυστικισμού, της θεολογίας, της αστρολογίας, του αποκριφισμού και τη αιώνια μελέτη του στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Ο, όλα αυτά ήταν ένθερμο μελετητής... ο Νιούτον, ο Νεύτονας... και στι μελέτε αυτέ αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του. Είναι γνωστό για την ιστορία αυτή με τον νόμο τη Βαρύτητας και όλα τα άλλα, τα οποία με αυτά ασχολείται όταν ήταν πολύ νέο, 20 χρόνια, 25. Μετά αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτά. Αλλά το αποκρύπτουν. Η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο αποκρύπτει όπως και άλλα πολλά, αποκρύπτει το γεγονός ότι ο Σεράιζακ Νιούτον δεν ήταν στα αλήθεια δικό τους. Ήταν στη νεότητά του αλλά μετά ασχολούνταν με άλλα πράγματα τα οποία αυτοί δεν εγκρίνουν και γι' αυτόν τον λόγο τα αποσιωπούν με αποτέλεσμα να γίνει μια ιστορία χαμένη στον χρόνο όλο αυτό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το μυστικό πόλεμο πρέπει να διαβάσετε σίγουρα τα δύο βιβλία που έχω γράψει για το Μυστικό Πόλεμο, Ο Μυστικός Πόλεμος και Ο Μυστικός Πόλεμος Βιβλίο 2, τα οποία επίσης μπορείτε να ανακαλύψετε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, για να δείτε ε, την πραγματική εικόνα του κόσμου μας από το παρασκήνιο του κόσμου και της ιστορίας του κόσμου, βέβαια. Λοιπόν, ε, ε, στα πλαίσια του Μυστικού Πολέμου, λοιπόν, κάνανε... Η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο έκανε αυτή την αποσιώπηση σε σχέση με τη ζωή και το, με την αληθινή ζωή και το αληθινό έργο του σεραϊζακ Νιούτον. Ήταν ο πιο διάσημος επιστήμονας τη Βρετανία ο θεμελιωτή στην ουσία τη μοντέρνας επιστημονική σκέψη. Έχει χρησιμοποιηθεί εν πολύ στην ίδρυση του επιστημονισμού λίγο αργότερα, αλλά ήταν και παθιασμένο αλχημιστής, μυστικιστή. Ε, πέθανε το 1727 άθυμα σωστά, ε, έχει προβλέψει και το τέλος του κόσμου γιατί έψαχνε ας πούμε γι' αυτό πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία η συντέλεια του κόσμου κλπ και προσπαθούσε με μυστικιστικούς κώδικες που ανακάλυψε και άλλα διάφορα να το εκμεέψει αυτό μέσα από την Αγία Γραφή και από άλλα αρχαία κείμενα ε, και κυρίως, ας πούμε, πίστευε ότι διάφορα μυστικά σημάδια γι' αυτό έχουν δοθεί μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, την τα οποία προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει. Και έκανε διάφορους πολύπλοκους υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας και την αστρολογία της εποχής. Δηλαδή, ο Νεύτωνας, πέρα από ερευνητής και μελετητής των φυσικών φαινομένων, φαινομένων ε, ήταν και θεολόγος, ε, και εκτός από την, το σχημάτισε μια θεωρία για τη βαρύτητα, πολύ δεν ξέρουν ότι ήταν ένας τους πρώτους μελετητές των ιδιωτήτων του Φωτός. Ε, λοιπόν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του λοιπόν, που αποκρύπτονται από τη δημοσιοτήτα, αλλά έχουν βγει παρόλα αυτά, ε, για αυτούς που τα ψάχνουν αυτά, το τέλος του κόσμου θα συμβεί το 2060. Γράφει δηλαδή το 1700 τόσο ο Νέθωνας. Στην προσπάθειά του να αποκωδικοποιήσει τη βίβλο και να εντοπίσει την ημερομηνία της αποκαλύψεως, μάλιστα έχει γράψει περισσότερες από 14.500 σελίδες σημειώσεων. Δηλαδή, από αυτές τις 200.000 σελίδες σημειώσεων, οι 14.500 είναι πάνω στο αυτό το ζήτημα. Ο... Μάλιστα, έχω δει και ένα ντοκιμαντέρ του Μάλκολ νιουαν. Miu... Είναι... Ε είναι και ο του ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Ο Σκοτεινός Ερετικός, The Dark Heretic» το οποίο προβλήθηκε στο BBC και αναφερόταν στον μεγάλο επιστήμονα, στον Σερά Ζακ Νιούτον δήλωσε αυτός ο του ντοκιμαντέρ ότι μέχρι τώρα ήταν άγνωστο ότι ο Νεύτονας είχε φτάσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για την Αποκάλυψη και ότι την τοποθετούσε το 2060. Ελπίζουμε βέβαια εδώ εμείς στο μυστικό διαστημικό σταθμό ο μεγάλος επιστήμονας να μην ήταν απόλυτα σωστός στους υπολογισμούς του και να μπει τόσο κοντά το τέλος του κόσμου διότι καταλαβαίνετε είναι σε 36 χρόνια από σήμερα αν έχει δίκιο ο Νιούτον. Τώρα... Τα βιβλία χάνονται και οι ιστορίε χάνονται. Οι σημειώσει αυτέ του Νιούτον, ποιο τι έχει, Ποιο τι έχει διαβάσει όλε, Πού βρίσκονται, Είναι απάντητα ερωτήματα, Είναι όλα αυτά ιστορίες χαμένε στον χρόνο. Αλλά ακόμα και να πούμε ότι κάτι σώζεται σε ένα βιβλίο, τα βιβλία εξαρτώνται από την επιβίωση του χαρτιού. Το χαρτί στο οποίο τυπώνουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το φτηνό, εύχριστο χαρτί, δεν έχει μεγάλο χρόνο ζωή. Τα χειρότερα σύγχρονα χαρτιά και άλλα και τα κείμενα που είναι τυπωμένα σε αυτά δεν διατηρούνται για πάνω από 20, 30, 40 χρόνια το πολύ. Κάτι χαρτοπολιτή και τέτοια ίσως ούτε πάνω από 10 χρόνια ή 20. Και τα καλύτερα χαρτιά μας σήμερα δεν πρόκειται να κρατήσουν για πάνω από ας πούμε 60-70 χρόνια. Και επίση μην ξεχνάτε ότι τα βιβλία για να υπάρχουν πρέπει να επανεκδίδονται. Να παράδειγμα... Εγώ σα έλεγα νωριτερα οτι ότι έχω γράψει 42-45 βιβλία τα οποία δεν είναι πλεον, δεν επανεκδίδονται πολλά από αυτά, δεν είναι διαθέσιμα. Θα προσπαθήσουμε με τις εκδόσεις του το κολέγιο σιγά σιγά να κάνουμε διαθέσιμα τα περισσότερα από αυτά. Αλλά τα βιβλία για να υπάρχουν πρέπει να επανεκδίδονται. Αν ένα βιβλίο δεν επανεκδοθεί θα χαθεί όπω καταλαβαίνετε. Αμέτρητα, αμέτρητα, κυριολεκτικά, καταπληκτικά βιβλία έχουν χαθεί με αυτόν τον τρόπο. Που δεν επανεκδίδονται γιατί γνωρίζετε και τα γούστα του μεγάλου μεγαλύτερου κομματιού του κοινού. Και έτσι δεν υπάρχει, α πούμε, αυτοί, δεν το κίνητρο να επανεκδοθούν ίσω τα πιο καταπληκτικά βιβλία. Και όσο για το χαρτί, τι παράξενο, όλα αυτά τα καινούργια βιβλία που βλέπετε γύρω σα όλα θα χαθούν. Αλλά τα παλιά βιβλία θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί είναι τυπωμένα σε πολύ καλύτερα και πιο ανθεκτικότερα χαρτιά από τα σημερινά. Μιλάμε τώρα για χαρτιά που έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για 100, 200 χρόνια, 300 χρόνια. Τα παλιά βιβλία θα μείνουν, έστω σε σπάνια αντίτυπα, τα καινούργια, αν δεν επανεκδοθούν, θα χαθούν. Θα μου πείτε ότι σε κάποιο βαθμό έχουμε ξεπεράσει ίσως αυτό το πρόβλημα, γιατί σχεδόν τα πάντα πια ψηφιοποιούνται. Και τα κείμενα σώζονται σε ηλεκτρονική μορφή. Όχι. Αυτό ίσως αποδειχθεί μεγάλη παγίδα. Η ηλεκτρονική η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση είναι απόλυτα εξαρτημένα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι και να μην έχουμε πια ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα μας γύριζε απότομα τη μια μέρα στην άλλη πίσω στο μεσαίωνα ή και πιο παλιά. Αφού στα πάντα είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τον ηλεκτρισμό και την τεχνολογία που τον χρησιμοποιεί. Ακόμη θα μπορούσαμε να βρεθούμε δηλαδή ακόμη και στην νεολυθική εποχή που λέμε ξαφνικά. Επίσης και τα μέσα καταγραφής, οι σκληρή δίσκη, τα clouds, τα cd, τα dvd και όλα αυτά χρειάζονται και τα μέσα προβολής. Αν έχεις ένα δίσκο και δεν έχεις το μηχάνημα για να τον αποκωδικοποιήσεις δεν είναι ένα βιβλίο, είναι απλά ένας δίσκος εάν είναι κάπου στο cloud και εσύ για να έχεις πρόσβαση σε αυτό πρέπει να έχεις wifi μην υπάρχει το wifi και το cloud αυτό είναι ένα πάντα απαγορευμένο για σένα η καταγραφή των πάντων μόνο σε δίσκους και σε ηλεκτρονικά μέσα και σε δίκτυα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την βέβαιη επιβίωσή τους κατά τη γνώμη μου ε, και λέγαμε νωρίτερα ας πούμε για την εξαφάνιση των, της ατομικής θεωρίας ε, Δείτε και αυτό το παράδειγμα ε, Στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο Βυζάντιο Εξαφανίσανε τον γνωστικισμό Από το προσκήνιο που ήταν ένα μεγάλο ρεύμα Των πρωτών χριστιανών Αλλά και πριν τους χριστιανούς ε, Κατέστρεψαν όλα τα γραπτά των γνωστικών Και για τον γνωστικισμό Γνωρίζαμε μόνο λίγα πράγματα Από τους διόκτες του Ή από πρώην γνωστικού που μεταπίδησαν Στο κανονικό δόγμα ε, Ξαφνικά, έπειτα από τόσου πολλού αιώνε, όπου τα πάντα ήταν καμένα εξαφανισμένα, το 1947, στο Ναγκ Χαμάντι τη Αιγύπτου, ανακαλύπτεται ένα θαμμένο δοχείο ή μια σειρά δοχείων, στο οποίο περιέχονται όλε οι γνώσει και οι ιδέε του γνωστικισμού. Και αυτά τα χειρόγραφα που βρέθηκαν εκεί μέσα, τελικά μεταφράστηκαν, εκτυπώθηκαν και ξαφνικά η ιδέα του γνωστικισμού επανέρχεται στον 20ο αιώνα, 2000 χρόνια μετά δηλαδή, επειδή διασώθηκε σε ένα πιθάρι. όταν πέθανε το 1833 ο μεγαλύτερος βιβλιομανής συλλέκτης σπανίων βιβλίων που ξέρω, και λάτρης κάθε είδους απαγορευμένου βιβλίου κλπ, ο Ρίτσαρτ Χέμπερ. Η Διαθήκη του δεν έκανε καμία απολύτως νήξη για βιβλία. Ε, το ίδιο παραδόξως και η Διαθήκη του Σέξπιρ, αλλά και πολλών άλλων λογίων. Λοιπόν, πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι οι εκτελεστές της Διαθήκης του να ανακαλύψουν σιγά σιγά τα τιτάνια τμήματα της ανυπολόγης της βιβλιοθήκης του μεγαλύτερου συλλέκτη σπανίων βιβλίων, του βιβλιομανούς Ρίτσαρτ Χέμπερ, που έδωσε μάλιστα και την πρόφαση στους ψυχολόγους να φτιάξουν και το σύνδρομο της βιβλιομανίας. Λοιπόν, ε, τα τιτάνια τμήματα λοιπόν, αυτής της, της βιβλιοθήκη του Χέμπερ. Ήταν η τεράστια εξοχική του έπαυλη. Ήταν ολόκληρη γεμάτη βιβλία, από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Το ίδιο και τα τέσσερα σπίτια, μεγάλα σπίτια, που διατηρούσε κρυφά από όλους στο Λονδίνο. Αφού τα ανακάλυψαν αυτά, αργότερα άρχισε να ανακαλύπτουν αντίστοιχα σπίτια του Χέμπερ στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στη Βιέννη... Στο Άμστερνταμ, καθώ και δεκάδε άλλα σπίτια βιβλιοθήκε σε διάφορε πόλει τη Γερμανία και σε άλλε απομακρυσμένε περιοχέ τη Ευρώπη. Άραγε, τι απέγιναν όλα αυτά τα αμέτρητα σπάνια βιβλία, και γιατί αυτό να ήθελε να κρατήσει την ύπαρξή του μυστική, Πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι τιτάνιε βιβλιοθήκε του Ρίτσαρτ Χέμπερ, Αυτέ οι ιστορίε χαμένε στον χρόνο που χάθηκαν αυτε οι ιστοριε χαμενε στο χρονο που χαθηκαν μαζι με την ιστορία τους ηλέκτιτους. Και με ο πατελίς Γιανουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Άραγε μας ακούει κάνεις εκεί έξω? Loved him. When the day got long, as it does about now, I'd hear him singing to his muley cow, calling, "Come on, my sweet." lost. Το μυστικό διαστημικό σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιάνει. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκενή μου, στο μυστικό σκάφο μα σε μια περιπέτεια γύρω από τον κόσμο και στέλνουμε τι συγνότητέ μα εκεί κάτω, διαπερνώντα το σκοτεινό πέπλο των σκοτεινών δυνάμεων κατοχή τη γη για να φτάσουν οι συγνότητέ μα μέχρι του άγνωστου παραλύτε του όπω αυτοί έχουν επιλεχθεί, αυτοί και αυτέ έχουν επιλεχθεί από το radio nowhere και το αόρατο κολέγιο. Και αναμεταδίδονται οι συχεινότητες μας αυτές από το ίντερνετ radio Αλμπίντο 14. Όπως κάθε τρίτη στι 8 πλέον, έτσι και σήμερα ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ και διηγούμαστε εκεί έξω στο άπειρο και στον χρόνο που φεύγει και ολοφεύγει μπρο και πίσω τις ιστορίες χαμένες στο χρόνο, Κάποιε από αυτές. Συζητούσαμε, καθώς ακούγαμε τη μουσική μας, γιατί εκπέμπουμε και τις μουσικές μας εκεί κάτω, που επίσης έχουν νόημα, ε, συζητούσαμε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και τις έκανα ένα λογοπαίγνιο, The Hall of Fame Είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο με το Hall of Fame. Hall of Fame, δηλαδή η αίθουσα τη φήμη ας πούμε και τα λοιπά. Ε, βλέπε πηχύ, το Rock and Roll Hall of Fame ή των διαφόρων ομαδικών αθλημάτων κλπ. Ένα λογοπαίγνω λοιπόν, Hall of Fame, Hall of Flame, το, η αίθουσα τη φλόγα. Γιατί η φήμη σε καίει, ε, είτε το να είσαι πολύ φημισμένος, νομίζω εγώ, διασημότητα μεγάλη, δόξα, είτε το να υπάρχουν πολλές φήμες για σένα, κουτσομπολιάς, κοφαντίες και έγιες το τέλος. Οι παλιοί έλεγαν καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Όταν ήμουν α... μικρός, α, μικρό κόρη ακόμα, είχα ρωτήσει τον παππού μου, τι σήμαινε αυτό το παράξενο γνωμικό καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Μου έλεγε ότι αν σου βγει το μάτι διορθώνεται. Ακόμη και αυτό μπορεί να μπει δηλαδή ξανά στην αρχική θέση του. Αλλά αν σου βγει το όνομα για κάτι τελείωσε μετά αυτό δεν διορθώνεται. Εγώ λοιπόν μην έχοντα καταλάβει την απάντηση του ακριβώς επειδή ήμουν μικρός ακόμα, σκεφτόμουν πώ είναι δυνατό να μου βγει το παντελής δηλαδή, και μετά να μην μπορεί να ξαναμπει και ποια είναι η θέση του. Αργότερα λίγο μεγαλύτερος όταν είχα ακούσει για πρώτη φορά την λέξη αόματος, όταν κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για κάτι παρόμοιο με το αυτόματος και ότι σημαίνει τυφλός αόματος, αυτός που δεν έχει μάτι, ήταν στον ενικό και σκεφτόμουν το ένα μάτι, κάτσα μονόφθαλμος όπως το γνωμικό αυτό και αμέσως τη συσχέτισα με το ανώνυμος ε, αώματος ανώνυμος αλλά και με το αόρατος, αόρατος αυτός που δεν βλέπει νόμιζα τα κατάλαβα ότι είναι αυτός που δεν τον βλέπεις. Ε, έτσι κι αλλιώς η αρατότητα είναι η διαφάνεια. Αν γίνει αόρατος, δηλαδή διαφανής, θα γίνουν διαφανή και τα μάτια σου και δεν θα βλέπεις, θα είσαι ένας τυφλός αόρατος. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το μάτιασμα, το κακό μάτι. Όταν σε βλέπουν πάρα πολύ, μπαίνει στο μάτι των άλλων. Είναι όλοι οι κακοί άνθρωποι και έξω, σε βλέπουν, σε βάζουν στο μάτι. Σε στοχεύουνε και γίνεσαι στόχος. Εκτίθεσαι, σου επιτίθονται, λένε ψέματα για σένα, σε συκοφαντούν λένε πράγματα που δεν γνωρίζουν κλπ. Και και Καίγεσαι δηλαδή. Ε, θα καείς από όλο αυτόν τον κόσμο. Ε, επίσης εδώ υπάρχει η αρχαιότατη πεποίθηση ότι αν κάποιος γνωρίζει το όνομά σου, μπορεί να σου κάνει μάγια. Γι' αυτό συνειδησόταν σε πολλούς λαούς ο καθένας να έχει ένα όνομα καθημερινής χρήση. Που δεν είναι το αληθινό του όμω όνομα, και ένα αληθινό όνομα που θα είναι ένα μυστικό όνομα που δεν το γνωρίζουν οι άλλοι. Τέλο πάντων, που δεν το γνωρίζουν οι πολλοί. Αυτό οδήγησε αργότερα στι μυστικέ αδελφότητε, τα μέλη του, να έχει το καθένα του ένα μυητικό όνομα, ένα μυστικό όνομα δηλαδή. Γνωστό μόνο μέσα στα κλειστά πλαίσια τη αδελφότητα, με το οποίο τον αποκαλούν οι άλλοι. Και με ένα άλλο όνομα που τον αποκαλούν οι αμύητοι, αυτοί που είναι έξω από την αδελφότητα. Είναι μια συνήθεια που ξεκίνησε μάλλον από αυτά. Υπάρχει μια αντιδιαστολή ανάμεσα στο ανώνυμος κρύο και στο επώνυμος ζέστη. Υπάρχει βέβαια κάποιος που είναι δικαίω διάσημος και φημισμένο και κάποιος που είναι αδίκος διάσημος και φημισμένος. Αλλά υπάρχουν και οι δικαίος ή ματέος φιλόδοξοι, οι λεγόμενοι και δοξασμένοι ή ματαιόδοξοι. Με όλα αυτά θυμήθηκα, το, καθώς λέμε τώρα ιστορίες χαμένες στον χρόνο, ε, αυτή την ιστορία για το υπόγειο της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζα στο Κάιρο. Ε, οι πυραμίδες άλλωστε είναι και δείγματα της τιτάνιας ματεοδοξίας των Φαραώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι είναι κατασκευασμές πολύ αρχαιότερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ε, το υπόγειο της Μεγάλης Πυραμίδας λοιπόν είναι κλειστό και μυστικό και απαγορεύεται η πρόσβαση, ενώ υπάρχει. Το βαθύ αυτό υπόγειο, το βαθύ αυτό επίπεδο της Μεγάλης Πυραμίδας αποκαλείται η αίθουσα της αιώνιας φλόγας. Και το πέτρινο δάπεδό του είναι ολόκληρο λαξεμένο με μεγάλες προεξοχές γλυπτές ως φλόγες. Ε, φανταστείτε ένα υπόγειο, μια υπόγεια τεράστια αίθουσα που όλο το δάπεδό της είναι πέτρινες φλόγες δεν μπορείς να πατήσεις δηλαδή ένα φλεγόμενο δάπεδο είναι απροσπέλαστο δεν μπορείς να πατήσεις πάνω στις μητερές πέτρινες φλόγες είναι μια άλλη συζήτηση λοιπόν αυτή η ιστορία για τα υπόγεια της μεγάλη πυραμίδα, αλλά αυτά που λέω εδώ κατά μια ειδική οπτική και παιδεία ολοφάνερα για μένα καταλήγουν στο έργο Βάτεκ του κεντρικού κρίσου και decadent συγγραφέα William Beckford. Θα μου πείτε γιατί είναι μια ιστορία χαμένη στο χρόνο. Ο Χαλήφης Βάτεκ αναζητά όλα τα μυστικά του κόσμου. Σας θυμίζω και τον ε, Γκυλγκαμές που ήταν αυτός που τα είδε όλα σύμφωνα με τον Σιν Εγκυουνίνη. Ο Χαλίδη Βάτεκ, λοιπόν, αναζητά όλα τα μυστικά του κόσμου και θέλει να αποκτήσει γνώσεις και υπερφυσικές δυνάμεις και φυσικά όλη τη δύναμη του κόσμου, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Η έστω θέλει να αποκτήσει τη δόξα του μάγου Βασιλιά Σολομόντα. Σ' όλο το βιβλίο αυτό το καταπληκτικό, το αριστούργημα αυτό του φανταστικού του Βίλιαμ Μπέκφορντ, του κεντρικού αυτού ερημίτη του Βίλιαμ Μπέκφορντ, ε, σ' το βιβλίο Βάτεκ πιο παράξενε είναι μία από τις πιο παράξενες ιστορίες που ξέρω. Στο τέλος του βιβλίου, αναζητώντας την πόλη των ονείρων, ο Βάτεκ με την ψυχή του μαύρη από τις φρικαλαιότητες που έχει δει και κάνει. Έχει κάνει φρικαλαιότητες και έχει δει φρικαλαιότητες, ας πούμε, ε, για να αποκτήσει τα πράγματα που ήθελε. Φτάνει στο τέλος λοιπόν με αυτή τη μαύρη ψυχή σε ένα έρημο βουνό. Η γη ξαφνικά μπροστά του ανοίγει με τρόμο και με παράξενη ελπίδα, ο Βάτεκ κατεβαίνει στο κάτω κόσμο όπου ανακαλύπτει ένα τιτάνιο, ίσως άπειρο, ανάκτορο, υπόγειο, υποχθόνιο. Μέσα στο υποχθόνιο αυτό παλάτι ένα σιωπηλό πλήθος ανθρώπων που ούτε καν κοιτάει ο ένας τον άλλον. Ε, ο καθένα είναι χαμένος μες τις σκέψεις του. Αυτό το πλήθος περιπλανιέται ατέρμονα στι εκπληκτικές αίθουσες του απειρου αυτού ανακτόρου. Αυτό είναι το υπόγειο παλάτι της αιώνιας φλόγας, έτσι λέγεται, που βρήθη από θαυμαστά πράγματα και μυστικά χαμένα στο χρόνο, αλλά επίσης είναι η κόλαση. Είναι ένα φρικτό μέρος με απερίγραπτες άπειρε αίθουσε και διαδρόμους και όποιος είναι εκεί καίγεται αιώνια μέσα στην καρδιά του. Ο Φάτεκ που ήθελε να κερδίσει την αιώνια δόξα και δύναμη, τι βρήκε τελικά. Και βρέθηκε για πάντα στο παλάτι της αιώνια φλόγας. Στην κόλαση. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό και αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω κάποιο εκεί έξω που να μας ακούει με το σωστό τρόπο. Should you sing my ash to the wind? Lord, forget all of my sins. Or let me die where I lie, neath the curse of my lover's eye. Cause there's no shrink or drug outstrike. Surrender curse out of these lover's eyes And I feel numb Beneath your tongue Your strength just makes me feel less strong But do not ask the price I pay I must live with my quiet rage Tame the ghosts in my head That run wild and wish me dead Should you see my ass to the wind Lord, forget all of my sins Oh, let me die where I lie Neath the curse of my lover's eyes Take my hand Help me on my Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σήμερα τη νύχτα σε αυτήν την διαστημική περιπέτειά μα γύρω από τη Γη, εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου από το Μυστικό Διαστημικό Σκάφο μα, διηγούμαστε Ιστορίε Χαμένε στο Χρόνο και εκπέμπουμε και τι μουσικές που σήμερα έχει επιλέξει και σα τι εκπέμπει η ίδια η συγκυβερνήτριά μου. Οι μουσικέ επιλογέ είναι δικέ Και Αναρωτιέμαι, αφότου κάπως λίγο αγγίξαμε αυτή την ιστορία για το παλάτι της αιώνια φλόγας που είναι η κόλαση, ε, όλη αυτή την κακία που υπάρχει στον κόσμο και πόσο γεμάτη θα πρέπει να είναι οποιαδήποτε κόλαση. Κόλαση φυσικά σημαίνει αποκοπή. Στα ελληνικά κολλάτο σημαίνει κόβο και φυσικά μιλάμε για τον τόπο της εξόρία εκεί που είσαι αποκομμένος από το Θεό. Ε, η ανθρώπινη κακία δεν έχει τέλος Και σε αυτό εδώ σκέφτομαι βέβαια το κακό κομμάτι του εαυτού μας Που έχει μια ιστορία χαμένη στο χρόνο Πολύ δημοφιλής στο παρελθόν Αλλά που πλέον δεν νομίζω ότι τη διαβάζει κανείς Θα έπρεπε να την ξανά ανακαλύψει ο κόσμος ε, Αναφέρομαι στον αρχετυπικό συγγραφέα κατά την άποψή μου Τον Ρόμπερντ Στίβενσον Ο Ρόμπερντ Λουίς Στίβενσον εμπνεύστηκε το μυθιστόρημά του Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ο Dr. Jekyll είναι το ερευνητικό κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο μπορεί να ανακαλύψει το καλό, αλλά ανακαλύψει το κακό που είναι ο, ο δεύτερος εαυτό μας, ο σκιερός εαυτός μας, η σκιά μας, ο φύλακας στο κατόφλι, πείτε τον όπως θέλετε, ο Mr. Hyde, δηλαδή ο Mr. Κρυμμένος. Ε. Λοιπόν, εμπνέστηκε το μυθιστόρημα αυτό, το καταπλητικό του μυθιστόρημα αυτό, ο Ρόμπερ Λουί Στίβενσον, τον Δόκτωρ Τζέγκελ και Μίστερ Χάιντ, έχει γράψει βέβαια και τον Σι Θησαυρών, το Kidnapped και πολλά άλλα τέλο πάντων τι ιστορίες από τι νότιε θάλασσε, άλλε ιστορίε χαμένε στον χρόνο και αυτέ, αλλά έχει γράψει αυτό τον Dr. And Mr. Hyde. το Δόκτωρ Τζέγκελ και Μίστερ Χάιντ. Το εμπνέθηκε αυτό από έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Ο William Brodie. Αυτό ο William Brodie είναι ο Μίστερ Ο Brodie ήταν σ' αλήθεια, ε, αληθινή ιστορία, ένας αξιοσέβαστος πολίτης του Εδιβούργου. ήταν μάλιστα και διάκονος στην εκκλησία. Το βράδυ, σαν να είχε ένα δεύτερο εαυτό, κυκλοφορούσε στις πιο κακόφιμες συνοικίες και δολοφονούσε χωρίς κανένα λόγο τους περαστικούς. Δηλαδή κάτι σαν Jack the Reaper, ας πούμε. Σαν τον Τζάκ τον Αντεροβγάλτη, πριν όμως από τον Jack the Έκανε ιδεχθεί δολοφονίε σε ανθρώπου χωρί λόγο που απλώ του συναντούσαν στον δρόμο και βέβαια ούτε λίγο ούτε πολύ. Ταυτίστηκε κάποια στιγμή στο Δηβούργο με τον Μπαμπούλα, The Boogeyman Εκεί που περπατά το βράδυ, μη συναντήσει τον Μπαμπούλα και σε φάει. Δηλαδή το William Brodie. Όπω ανακαλύφθηκε μετά ότι ήταν ο δολοφόνο αυτό. Μιλάμε για έναν ε, serial killer πολύ μεγάλου μεγάλο αριθμού δολοφονιών. Όταν συνελήφθη τελικά και καταδικάστηκε βέβαια να κρεμαστεί, τι έκανε το άτομο. Κατάφερε να καταπιεί ένα μεταλλικό σωλήνα, ώστε να μην σπάσει ο λαιμό του από την πίεση της θηλιάς της κρεμάλας. Με αποτέλεσμα ο Μπρόντι παρίστανε ότι πέθανε και κατάφερε να επιβιώσει γιατί είχε συναννοηθεί με τον γιατρό της εκτέλεσης. Δηλαδή, μετά την εκτέλεση το κρέμασμα, υπήρχε ένα γιατρό που έπρεπε να αποφανθεί ότι είναι νεκρός α πούμε, να βγάλει το πιστοποιητικό θανάτου. Συνεννοήθηκε από πριν λοιπόν με αυτόν, τον λάδωσε και αυτό καταπίνοντα ένα μεταλλικό σωλήνα, αν είναι δυνατόν, κατάφερε να επιβιώσει από την κρεμάλα, γιατί δεν έσπασε ο λαιμό του. Από την πίεση τη θηλιά. Και έτσι ε, κατάφερε να επιβιώσει και την κοπάνησε. Και συνέχισε τι δολοφονίε του ενδεχομένω. Δεν ξέρουμε τι απέγεινε. Στον τάφο του σήμερα υπάρχει μονάχα ένα άδειο φέρετρο. Ε, από την ιστορία αυτή του William Μπρόντι Και των, της παράξενης ζωής του και της κακίας του ε, Αυτού του σατανικού ανθρώπου Εμπνεύστηκε ο Robert Λουί Στίβενσον Ο οποίος ήταν βέβαια και κάτοικο του Εδιμβούργου εκείνα τα χρόνια ε, Το μυθιστορήμα του Dr. Jekyll and Mr. Hyde Υπάρχει μάλιστα στο Ινιβούργο μέχρι σήμερα ένα μικρό μουσείο του μεγάλου συγγραφέα Ρόμπερν Λουίς Τίβενσον όπου μεταξύ άλλων είχα την τύχη να δω από κοντά την πένα του. Αυτή την πένα που έγραψε αληθινά συγγραφικά αριστούργήματα που τα θαυμάζουμε οι συγγραφεί μέχρι σήμερα. Παρόλο που κατέληξε τελικά στην ίσο Σαμόα, στον νότιο Ειρηνικό ωκεανό και πέθανε εκεί. Μιλώντα για τέτοιου κακού ανθρώπου, θυμήθηκα του στην Ινδία. Αυτή οι ήταν, ας πούμε, πώς να το πούμε τώρα, μία θρησκευτική ομάδα, μία αδελφότητα, πείτε την όπως θέλετε, ας πούμε, η οι ή γνωστή και ω Θάγκης, ε, οι οποίοι ήταν οι τελετουργικοί δολοφόνοι. Αυτοί ε, ήταν οι λεγόμενοι στραγγαλιστές, the stranglers, και σε στραγγαλίζανε με ένα ειδικό τελετουργικό κορδόνι το οποίο μάλιστα μπορούσαν να το πετάξουν και από μακριά. Είχαν ένα παράξενο όπλο το οποίο ήταν δύο ε, σκληρές βαριές μπάλε, συνδεδεμένες μεταξύ τους με ένα ε, ε, ε, ειδικό κορδόνι. Σου το πετούσαν αυτό στριφογυρίζοντάς το από μακριά και αυτό ερχόταν, ξέρανε αυτοί πολύ καλά πως να το κάνουν και όπως τους το πετούσαν ερχόταν σε σένα και τυλίγονταν γύρω από το λαιμό σου και σε στραγγάλιζε αυτόματα μόνο του. Δεν μπορούσε το βγάλεις και άλλα τέτοια κόλπα. Είχαν αυτοί οι Θάγκης, οι οποίοι τι κάνανε. Κυρίως ήταν, ε, ε, κατά κύριο λόγο ήταν λάτρης της θεάς Κάλλη. Ε, δηλαδή της, αυτής της θεάς με τα πολλά χέρια και που πατάει πάνω στα κεφάλια και τα λοιπά των Ινδών, των Ινδουιστών. Και λατρεύαν τη θεά Κάλλη, δηλαδή τη θεά του κακού ας πούμε με λίγα λόγια. Και ήταν δηλαδή οι σατανιστές μιας άλλης εποχής, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι ήταν νομάδες... Ε, μεταφιεσμένοι πάντοτε σε αστέγους ε, αναξιοπαθούντες κλπ. Και, και, και κυρίως παραμόνευαν στα μονοπάτια τα οποία υπήρχαν ανάμεσα στα χωριά ή στους δρόμους ανάμεσα στις πόλεις και επιτίθονταν στους ταξιδιώτες δηλαδή άμα ταξίδευες στην παλιά Ινδία δι διέτρεχες πολύ μεγάλο κίνδυνο να πέσεις πάνω στους θάγκες, στους θάγκες οι οποίοι θα σε σκοτώνανε για πλάκα Σκοτώναν όποιον βλέπανε μπροστά του ε, κυριολεκτικά. Και μάλιστα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η Βρεταν, ο Βρετανικό Απικιοκρατικό Στρατό, ο Οπιακό Στρατό τη Βρετανία στην Ινδία. Και κατάφεραν στο τέλο και του εξαλείψαν αυτού του τάγκε. Του κυνηγούσαν σε όλη την Ινδία, δηλαδή του βρήκανε και του σκοτώσαν όλου. Αν και υπάρχουν πολλέ ιστορίε ε, ότι επιβίωσαν μέχρι σήμερα κάποιοι. Λοιπόν. Ε, ανάμεσα από αυτούς που τους συλλαμβάναν και τους εκτελούσαν υπήρχε ένα συνδός φθαγ, ο Μπέχραμ όπως έχει μείνει ε, ο οποίος κατήχε το ρεκόρ για τους περισσότερους τελετουργικούς φόνους που έχουν γίνει ποτέ από έναν και μόνο έναν άνθρωπο. Λοιπόν, στραγκάλισε 931 ανθρώπους αυτός ο Μπέχραμ ανάμεσα περίπου στο 1700 90 ας πούμε, και το 1840. Με ένα ετσι ε, κουρέλι, ένα τελετουργικό κυτρινόλευκο ύφασμα, που υπάρχει για αυτό το σκοπό, που λέγεται Ρουχμάλ. Δηλαδή υπήρχε άνθρωπος τόσο δαίμονας, δαιμονισμένος, ο οποίος στραγκάλισε χωρίς κανένα λόγο 931 αγνώστου σε αυτόν ανθρώπους τελετουργικά. Βέβαια τον έχει ξεχάσει η ιστορία και αυτόν και την ιστορία του. Το ρεκόρ για τους περισσότερους φόνους που διέπραξε ποτέ μια γυναίκα το κατέχει η θρηλυκή κόμισα Βαμπύρ, η Ερζεμπέτ μπάθωρη, η κόμισα Πάθορι της Ουγγαρίας που έχει 610 φόνους στο ενεργητικό της και σκότωνε κυρίως νεαρά κορίτσια για να τους πιει το αίμα, γιατί πίστευε για να κάνει μπάνιο, είχε μια μπανιέρα μεγάλη, το γέμιζε με αίμα ανθρώπινο, γιατί νόμιζε ότι με αυτό εδώ θα κερδίσει την αιώνια νεότητα και την αθανασία, ε, παρανοϊκή. Η πριγκίπισσα αυτή, η Κόμισα Μπάθορη, στην Ουγγαρία, 610 φόνου. Αυτή είναι η γυναίκα που έχει το ρεκόρ. Τώρα υπάρχουν εφήμες βέβαια και για άλλους εξαιρετικά κακούς ανθρώπους που μα θυμίζουν ας πούμε τον William Brodie ή τον Μίστερ Hyde οι οποίοι όμω είναι σχεδόν μυθικοί. Για παράδειγμα στην Κίνα ε, ε, μπορούμε να θυμηθούμε τον Τσάνκ Σιέν ένα κλασικό κινέζικο όρομα Τσάνκ Σιέν ένα Κινέζο ληστής ημμορήτη όπου του αποδίδονται 40 εκατομμύρια δολοφονίες ανθρώπων Δηλαδή τόσου ανθρώπου δολοφόνησε ανάμεσα στο 1640 περίπου και στο 1650 μέσα σε 7-8-10 χρόνια. Δηλαδή εξαλόθρευσε τελείως όλο το πληθυσμό της επαρχίας Σετσουάν. Ένας άνθρωπος, ο Κινέζος λιστής συμμορήτης Τσάνγκ Σιέν Τσουνκ. Το αποδίδονται 40 εκατομμύρια δολοφονείες ανθρώπων. Αλλά υπάρχει υπεποίθηση από τους ιστορικούς ότι δεν υπήρξε στα αλήθεια αυτό, ότι είναι ένα αποτέλεσμα ας πούμε, μια δραστηριότητα πολλών συμμοριών που όντω σκοτώσαν τόσου ανθρώπου κλπ. Είναι αμφιλεγόμενο. Όμω, άμα σα φαίνεται υπερβολικό αυτό και να είναι αληθινό, γνωρίζουμε ότι είναι αληθινό ένα αντίστοιχο παράδειγμα, Ασιάτι πάλι, στη σύγχρονη εποχή. Στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια, όπω το ήθελε αυτό, μια αγροτική ουτοπία, ο κομμουνιστή Πολ ο κομμουνιστής αρχηγό, δηλαδή των λεγόμενων ερυθρών Χμερ, τον Χμερ ρούζ, όπω είναι γνωστοί, δολοφόνησε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπου. Δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού τη Καμπότζη. Τότε ήταν ο δικτάτορα, ο Κουμονιστή δικτάτορα τη Καμπότζη. ένα κομμουνιστική επανάσταση, ανέλαβε αυτό ο Πολ πότσε και καθαρίζει όλη την Καμπότζη. Ε, με του Ερυθρού Χμερ που αντιμετώπισαν κάποια στιγμή. Οι Αμερικανοί ανάμεσα στον πόλεμο του Βιετνάμ και στον πόλεμο τη Κορέα στην Καμπότζη. Οι κύριοι στόχοι των δολοφονιών από του ΧΜΕΡ αποτέλεσαν οι μορφωμένοι και οι ικανοί. Δηλαδή αυτοί ήταν υπέρ τη ισότητας προ τα κάτω. Όποιο ήταν πολύ μορφωμένο, ήταν ικανό άνθρωπο, ήταν εναντίον, ήταν φυσικά άνθρωποι τη σκοτεινή αρνητική παράταξης του μυστικό πόλεμο και ήταν εναντίον των ικανών, των άξιων, των αρίστων λοιπά και ήθελαν να φτιάξουν μια κοινότητα από μυρμήγκια, η οποία να με την αγροτική καλλιέργεια, α πούμε, να είναι η Καμπότζη. Και σκότωσε λοιπόν όλου του μορφωμένου και ικανούς τη Καμπότζη, το 1 τρίτο του πληθυσμού. Υπολογίζουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπου. Και πέρασαν δεκαετίε από την πτώση αυτού του εμοσταγού καθεστώτο, έπεσε το 1979 δεν απατώμε, και η Καμπότζη μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει ακόμα συνέλθει από την καταστροφή αυτή που έχασε το 1 τρίτο του πληθυσμού της και ανάμεσά τους όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη χώρα ώστε να κάνουν αξιόλογα πράγματα. Λοιπόν, ο Mr. Hyde αυτός κρύβεται μέσα σε πολλούς ανθρώπους και τους κάνει να κάνουν τέτοια πράγματα. Ε, μας κατασκοπεύει από εκεί μέσα και προσπαθεί να παρεμβεί στη ζωή μας, αντισταθείτε στο Mr. Hyde και στη σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο και υπερασπιστείτε το φως, την ατομικότητά σας, την ελευθερία σας και τη φωτεινή θετική παράταξη. Ε, και μια και λέμε για τέτοια πράγματα, για τους θάγκ, σας έλεγα κτλ, είναι και αμέτρητα τα εξαφανισμένα κεφάλια θα μπορούσα να γράψω ένα μικρό βιβλίο για τα εξεφανισμένα κεφάλια. Δεν ξέρω πώς θα το έλεγα, ο κεφαλοκυνηγός ή κάτι τέτοιο. Ποιος έκλεψε λοιπόν το κεφάλι της Μάτα Χάρη, η φημισμένη κατάσκοπος του πρώτου της πολέμου, πολέμου, η Μάτα Χάρη, η ματαχαρι η σύμφωνα με το κανονικό του όνομα Μαργαρίτα Ζέλ, που ήταν Ολλανδί, του φεκίστηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1917, Τριλική ημερομηνία από τότε, αφού καταδικάστηκε η κατασκοπία για λογαριασμό της Γερμανίας, της ζούσε στη Γαλλία. Ήταν μια διάσημη χορεύτρια, φημισμένη πολύ για τα αισθησιακά, Ινδικά και ιαπωνέζικα χορευτικά της. Ήταν exotic dancer, ήταν η πρώτη μάλλον exotic dancer. Ε, προσχώρησε στην κατασκοπία μετά από τον χορισμό της, από τον άντρα της που ήταν λοχαγός στο, στο σκοτσέζικο στρατό, τον Ρούντολφ Μακλέουντ. Δηλαδή ήτανε, ο άντρα της ανήκε στο clan Μακλέοντ του Isle of Sky. Αν σας θυμίζει κάτι από παλαιότερες εκπομπές και ομιλίες που έχω κάνει. Λοιπόν, το όνομα Μάτα στα Ινδονησιακά σημαίνει το βλέμμα προς μια νέα αυγή. Μάτα Μετά την εκτέλεσή της που τον εκτελέσαν στα 6 μέτρα το κεφάλι της κόπηκε από το σώμα τη όπως συνηθιζόταν στους κακούργους και μεταφέρθηκε τελικά το συγκεκριμένο κεφάλι στο Μουσείο Ανατομίας του Παρισιού. Αυτό το μουσείο, το οποίο μέχρι σήμερα φιλοξενεί περίπου 100-150 κεφάλια διάσημων κακοποιών, που είναι μάλλον το μοναδικό στο είδος του μουσείου αυτή τη στιγμή στον κόσμο, παλιότερα υπήρχαν και άλλα, το μουσείο αυτό στο Παρίσι είναι κρυμμένο στον 8ο όροφο ενός Παρισινού Πανεπιστημίου, στην οδό Ντεσεμπρέ. Και για να το επισκεφτεί κάποιο, πρέπει να ζητήσει φυσικά ειδική άδεια και να κάνει ένα ειδικό ραντεβού για να πάει εκεί. Ε, πριν από κάποια χρόνια, όταν η γαλλική κυβέρνηση έκανε μια έρευνα εκεί για να αποφασίσει αν θα πρέπει να κλείσει το μουσείο ή όχι, ήταν πολύ μακάβριο, ο καθηγητής τη Ιατρική τότε, ο Πολ Ντεσεν Μόρ, παρατήρησε πως το κεφάλι της ενηγματικής αισθησιακής κατασκόπου χορεύτριας έλειπε. Η έρευνα που έγινε δεν αποκάλυψε το πότε και ποιος το έκλεψε. Αλλά ίσως υπάρχουν βέβαια υποψίες από την αστυνομία πως ο κλέφτης ήταν κάποιος θαυμαστή προφανώς της Μάτα Χάρη που κατάφερε να πάρει το κεφάλι της το 1954 όταν το μουσείο μεταφέρθηκε από την παλιά του διεύθυνση στη σημερινή του διεύθυνση. Βρήκε την ευκαιρία δηλαδή αυτός και έκλεψε το κεφάλι της Μάτα Χάρη. Ε... Αν αναρωτιέστε αν υπάρχουν στα αλήθεια όλα αυτοί οι κακοί άνθρωποι των μυθιστορημάτων όπω ο Γούλια Μπρόντι ο Μμίστερ Χάιντ, ε, σα λέω ότι είναι αλήθεια, υπήρχε στα αλήθεια ο δόκτορας Φράγκενστάιν. Το κάστρο του Φράγκενστάιν υπάρχει πραγματικά και βρίσκεται στο Ντάμπσταντ τη Γερμανία. Αλλά ο επιστήμονα που έκανε τα περίφημα πειράματα εκεί τη αναβίωση νεκρών σωμάτων δεν λεγόταν βέβαια Φράγκενστάιν, αλλά Κόνραντ Γιώχαν Ντίπελ. Το 17ο αιώνα, αυτός ο εντός οικών επιστήμονες, απομονώθηκε στο κάστρο του και άρχισε να ξεθάβει τα πτώματα από το νεκροταφείο της περιοχής με σκοπό να πειραματιστεί πάνω τους για να προσπαθήσει να τα αναβιώσει. Όταν τώρα οι κάτοικοι των γύρω χωριών άρχισαν να τον υποπτεύονται ω κλέφτη πτωμάτων, ω body snatcher, όπως θα το λέγαμε στην Αγγλία γιατί είχαμε και εκεί τα φαινόμενα αυτά, ειδικά στη Σκωτία στο Ιβούργο, όταν τον ανακάλυψαν, όταν ήταν snatcher λοιπόν, τον υποψιάστηκαν, αναγκάστηκε να σταματήσει την, την βορυχία και να πειραματιστεί τελικά στον ίδιο του τον εαυτό. Και πέθανε όταν ήπια ένα παράξενο χημικό παρασκεύασμα. Ε, έχω διαβάσει την μελέτη του θρυλικού καθηγητή της Ανατολικής Ευρωπαϊκή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο τη Βοστόνης, του, του Ράντου Φλωρέσκου, ρουμανικής καταγωγής, ο οποίο ο Φλωρέσκου ισχυρίζεται πω ανακάλυψε την ταυτότητα του πραγματικού Δόκτωρου του Φραγκεστάιν, που υπήρξε ο φανταστικό ήρωα τη Μέρισελη στο ομώνυμο αυτό κλασικό αριστούργημα του φανταστικού. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φλωρέσκου, ο οποίο συμφωνεί με την ιστορία που σα είπα, το μοντέλο του πραγματικού Φραγκεστάιν ήταν ο Κόντραντ Ντίπελ, γεννημένος το 1670 κάτι στο κάστρο Φράγκενστάιν κοντά στο Μάνχαϊ τη Γερμανία. Το κάστρο αυτό βρισκόταν στην ιδιοκτησία της οικογένειας Φραγκενστάιν μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά έγινε μ, στρατιωτικό νοσοκομείο. Όταν ο Ντίπελ γράφτηκε στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει θεολογία, ιατρική και κρυφά αλχημεία, αυτό αποκαλούνταν Ντίπελ Φραγκενστέινα, δηλαδή ο Ντίπελ του κάστρου Frankenstein. Και αργότερα όταν εργάστηκε στην αυλή της Εκατερίνης της Μεγάλης απέκτησε μεγάλη φήμη ως φυσικός. Ε, δεν υποννώ ότι η φυσική οι νεότεροι, οι πιο σύγχρονοι ε, είναι παρόμοιοι με τον δόκτωρα Φρανκενστάιν, αλλά το υποννώ. Εκδιώχθηκε από το Στρασβούργο ο Ντίπελ με την κατηγορία πως ξέθαβε πτώματα νεκρών για τα ανατομικά του πειράματα. Ε, υπήρχαν και κατηγορίες που προσπαθούσε να, να αναβιώσει αυτά τα πτώματα Έ, έγινε πασίγνωστος για τη συνήθειά του να χρησιμοποιεί διάφορα πτώματα διαφόρων θυλαστικών προσπαθώντας να εμφυσίσει ζωή σε αυτά ε, κατά τη διάρκεια των πειραμάτων αυτών στα οποία έβραζε κόκαλα, αίμα ζών κλπ. ανακάλυψε τυχαία αυτό στο προσικό οξύ όπως λέγεται ε, απέτυχε όμως τελικά στο να ανακαλύψει τη φιλοσοφική λίθο που ήταν το όραμα, βέβαια, όλων των αλχημιστών. Έστησε το εργαστήριο του μέσα στο κάστρο του, αλλά δεν κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει το απαιτούμενο κεφάλαιο ή να βρει χρηματοδότη για την έρευνά του, που μόλι ακούγανε τα πράγματα, τα μακάβρια που θέλει να κάνει, απομακρύνονταν από αυτόν. Ποιο ξέρει, τι άλλα παράξενα πράγματα έκανε. σω κατάφερε να αναβιώσει και κάποιο τέρα, να φτιάξει ένα τέρας, τα αλήθεια. Δεν θα το μαθαίναμε αν συνέβαινε όντω. Ε, βρέθηκε νεκρό στο κάστρο το 1730 κάτι, 34. 95, δηλητριασμένος πιθανότατα από τα πειράματά του τα οποία δοκίμασε και στον εαυτό του σαν ένας αληθινό, δόκτρο του Ρόμπερ Λουίς Τίβερσον ο δόκτρο Φραγκενστάιν έτσι <laughs> στα 1814 περίπου όταν η Μέρη Σέλει η σύζυγος του ποιητή Πέρσι Σέλει ταξίδευε στη Γερμανία η νεαρή κυρία ο πύργος του Φραγκενστάιν ήταν εγκατελελειμμένος και στέγαζε μόνο μνηχτερίδες και κουκουβάγε. Και όπως μας λέει ο καθηγητής Φλωρέσκου οι σημείωση της Μέρις Έλεης στο τελευταίο της ταξιδιωτικό βιβλίο The History of the Six Weeks Tour η ιστορία της περιοδία των έξι εβδομάδων εκεί οι σημειώσεις αυτές δείχνουν πως είχε επισκεφτεί τον πύργο του Frankenstein. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί έμαθε τι ιστορίες για το παλιό αρχοντικό και για τις επίμονες και παράξενε έρευνες του Κόντραντ Ντίπελ όταν αργότερα ε, συμμετείχε μαζί με τον άντρα της τον ποιητή Πέρση Σέλεη στις περιηγήσεις σε όλη την Ευρώπη του καταπλητικού και πολιτικού μας Λόρδου Μπάιρον όπου συνοδευόταν και από τον προσωπικό του γιατρό τον Τζον ε, Πολιτόρι, ε, ε, ε, βρεθήκανε στην ε, ε, φημισμένη και θρηλυκή Βίλα Διοντάτ η Ιδιοντάτη, στην, κοντά στην λίμνη τη της Ελβετίας όπου εκεί περάσανε τη νύχτα του Gothic όπως έχει μείνει γνωστή The Gothic Night όπου α, αφού διηγούνταν ιστορίες α, διαβάζοντας το νομίζω αυτό διαβάζανε το Φαντασμαγκόρια του Έτα Χόφμαν, του Ερνέστο Θεοντόρα Μαντέους Χόφμαν του Γερμανού αυτού Καταπληκτικού συγγραφέα του Supernatural φανταστικού, του Χόφμαν. Κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή κάποιε ανθολογίε ε, διηγημάτων του Χόφμαν που του είχαν δώσει τον τίτλο Φαντασμακόρια και βάζανε μέσα και διηγήματα κιαλωνών. Ήταν στι πρώτες ανθολογίε τρόμου, αυτό το φαντασμακόρια διαβάζανε φωναχτά στην βίλα εκεί. Ο Byron και ο Πολιντόρη και η Sally, η, το, το ζεύγο Σέλεϊ και μια άλλη φίλη του και αποφάσισαν να κάνουν ένα διαγωνισμό ποιος θα διηγηθεί την πιο τρομακτική ιστορία. Και αφού είπαν διάφορα που φαντάζονταν οι εμπειρίες τους που τους να πούν περισσότερα για αυτές, τελικά κατέληξαν να μετατραπεί αυτός ο διαγωνισμός σε μια συγγραφή του πιο τρομακτικού διηγηματο ή μη Memorialだ. Κατά τη διάρκεια αυτής αυ, αυ, αυ, της... Μονομαχία συγγραφέων, να το πούμε έτσι, για το πιο τρομακτικό ε, story, χαμένο πλέον στον χρόνο. Ε, ο Byron έγραψε ένα ε, ποίημα ε, το οποίο ε, μιλούσε για τα vampire και για έναν vampire. Από αυτό το ποίημα εμπνεύστηκε ο Πολιντόρη και έγραψε το The Vampire, το πρώτο βιβλίο για βρικόλακες το οποίο πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Αυτό είναι ο Κόμης ο ευγενής αυτός ε, ε, γόητας και λόγιος και τα λοιπά και συναπαστικός και γοητευτικό αλλά βαμπύρο όμως. Και μάλιστα η ιστορία εξελίσσεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα, ε, όπου το, ο βαμπύρ Lordos Μπάιρον καταδιώκει ας πούμε την ωραία των Αθηνών. Αυτή είναι η ιστορία ας πούμε του Τζον το «The Vampire». Ε, και σε αυτήν τον διαγωνισμό η Σέλει έγραψε το Frankenstein or the modern Prometheus έχουμε μείνει να λέμε ε, Frankenstein και να εννοούμε το τέρας του Frankenstein. ο Frankenstein ήταν ο ε, τρελός επιστήμονας αυτό το πούμε έτσι που έφτιαξε το τέρας ε, και το τέρας ήταν το τέρας του Frankenstein όχι ο Frankenstein. λοιπόν αυτά γίνανε σε εκείνη τη φάση και αυτές είναι οι ιστορίες τρόμου που στοιχιώνουν ε, τους ανθρώπους του παρελθόντος αλλά χάνονται μέσα στο χρόνο σαν ιστορίες που χάνονται μέσα στο χρόνο μαζί με όλες τις άπειρες άλλες ιστορίες που θα χαθούν. Αλλά εμείς θυμόμαστε μερικές από αυτές σήμερα τη νύχτα μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου καθώς αυτή έχει αναλάβει και τις μουσικές που εκπέμπουμε εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Μας ακούει κανεί εκεί έξω. You told me, Alan, man. And when you them, what do you mean? What do you To love and adore you It's all that I, all that I have. In the cold light I live, I'll only live for you It's all that I have It's all that I have mm And that me To you I'm a I'm a So open up my eyes To a new Light I want to drown dark and land all night But I lift up my eyes To a new High And indeed They will be tired In the cold light. I love and adore you, it's all that I have. It's all that I have in the cold light I knew. I longed before it you, it's all that I have. Το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ Και εκπέμπει τις συχνότητες του εκεί κάτω στη γη Καθώς περιπλανιέται γύρω γύρω γύρω Στο διάστημα σε μια περιπέτεια Αόρατη για τις σκοτεινέ δυνάμεις κατοχής της γης Αλλά λειτουργεί Για λογαριασμό της αντίστασης φυσικά Για λογαριασμό του Radio Nowhere Και του αωρά του κολεγίου Και εκπέμπουμε ιστορίες στο χρόνο σήμερα. Και αυτές οι ιστορίες μας αναμεταδίδονται από το ίντερνετ Ρέντιο Αλπίντο 14. Όπως κάθε τρίτη στις 8 πλέον έτσι και σήμερα, ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ, αυτή τη φορά με ιστορίες χαμένες στο χρόνο. Και καθώς μιλούσαμε νωρίτερα για τα υπόλεια της μεγάλης Πυραμίδας της του Καΐρου, στην Κίζα, ε, θυμήθηκα βέβαια ε, μιλώντας για ιστορίε τρόμου, την Κατάρα του Φαραώ. Δεν γνωρίζετε λεπτομέρειες για αυτή την Κατάρα του Φαραώ. Πρόκειται σήμερα να σας τις διηγηθώ. Τώρα ε, ιστορίες χαμένες στον χρόνο φυσικά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Ο λόρδο Westbury είχε στο μεγάλο διαμέρισμά του στο Λονδίνο μία αρχαία Αιγυπτιακή επιγραφή. Η επιγραφή αυτή ήταν στα αερογλυφικά, δηλαδή εικόνε και σύμβολα έτσι, που την επιγραφή αυτή την είχε πάρει από τον τάφο του φαραώ του Τανχαμών, ο αρχαιολόγο Χάουαρτ Κάρτερ. Ο, Χάουαρ, ο Σερ Χάουαρτ Κάρτερ ήταν αυτό ο αρχαιολόγο ο οποίο ανακάλυψε στην κοιλάδα των βασιλέων τον τάφο του, του Τανχαμών. Που έμεινε θρυλυκό διότι ήταν ασύλλητο και βρήκαν μέσα της Παναγιά στα μάτια, θα λέγαμε, α πούμε, καταπληκτικά ευρήματα. Και ένα από αυτά τα ευρήματα ήταν αυτή η αρχαία αιγυπτιακή επιγραφή που υπήρχε πίσω από την είσοδο του... Ήταν σφραγισμένη η πύλη στον... στην κρύπτη αυτή που βρισκόταν ο τάφος του Φαραώτου Ταλχαμών ε... και υπήρχε αυτή η επιγραφή. Την επιγραφή αυτή αυτός ο, ο αρχαιολόγος Χάουαρ Κάρτερ αργότερα την έδωσε στον Λόρδο Γουέστμπουρή που την είχε στο διαμέρισμά του. Η επιγραφή όπως την μετέφρασαν οι μελετητές έλεγε, έγρα ο θάνατο θα έλθει πάνω σε γοργά φτερά του μεσονικτίου, σε όποιον άγγιξε τον ιερό τάφο του φαραώ. Αυτή η φράση, γραμμένη στα ηρωγλυφικά πάνω σε αυτήν την αρχαία επιγραφή, ήταν η κατάρα του φαραώ. Ο θάνατο θα έλθει πάνω σε γοργά φτερά του μεσονικτήου σε όποιον άγγιξε τον ιερό τάφο του φαραώ. Αυτή είναι, λοιπόν η θρηλική κατάρα του φαραώ, από τι πιο διάσημε ορολογιακέ βόμβε και πτομορφές που έστειλε στο θάνατο, κυριολεκτικά, κάτω από πολύ μυστηριώτες συνθήκες, 16 άτομα που είχαν αναμειχθεί στο άνοιγμα του τάφου και 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθειες ιστορίες. Λοιπόν, ο πρώτος από αυτούς πέθανε στην Αίγυπτο την επόμενη μέρα από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού και ο τελευταίο από αυτού πέθανε 1,5 χρόνο μετά στο Τέξα των Ηνωμένων Πολιτειών όταν κατέρευσε πάνω του ο πύργο μια πετρελοπηγή. Ο Λόρδο Βουέστμπουρι, που σα είπα, που είχε στην κατοχή του την πλάκα με την επιγραφή τη Κατάρα, έπεσε από τον 7ο όροφο από το παράθυρο του διαμέρισματό του στο Λονδίνο υπό μυθριώδει συνθήκε. Καθώ η νεκροφόρα τον συνόδευε στο κρεματόριο με συνοδηγό τον αδελφό του, ο λόρδο που ήταν μέσα στη νεκροφόρα αυτή, να σούμε, το αυτοκίνητο αυτό, ο Λόρδος Βουέστμπουρη, χτύπησε η νεκροφόρα και σκότωσε ένα οκτάχρονο αγοράκι στο δρόμο και έπειτα καρφώθηκε πάνω σε ένα τείχο. Οι δύο επιβάτες, οι ζωντανοί, υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους ενώ το φέρετρο, καθώς έγινε η σύγκρουση, άνοιξε η νεκροφόρα από πίσω, έπεσε στο δρόμο πολλά μέτρα πιο πέρα, έσπασε το φέρετρο και το πτώμα του Λόρδου Βέσμπουρη κατρακύλισε στο δρόμο που ήταν λίγο κατηφορικός και έμεινε η τελικά στο στον πλακόστρωτο. Την ίδια μέρα ακριβώς και την ίδια ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, στο Κάιρο είχε αυτοκτονήσει ο βασικό οδηγό της αποστολής του Χάουαρ Κάρτερ. Ένας Αιγύπτιος Με περίστροφο που αγόρασε Από τα λεφτά της αμοιβή του ε, Και αυτές είναι μόνο δυο-τρεις Ας πούμε χαρακτηριστικές ιστορίες Τι πάθα ρόλια αυτή με την κατάρα του Φαραώ Η τέχνη των Αιγυπτίων ιερέων Που παγίδευσαν Εντός αγωγικών τον τάφο του βασιλιά τους Για τον οποίον ήταν γνωστό Πριν την ότι Ήταν στοιχειωμένος ε, Παρόλο που δεν ξέραν που είναι ε, Είναι άγνωστοι η τέχνη τους αυτή των αρχαίων αιγυπτίων ιερέων... για τους περισσότερους σύγχρονους ερευνητέ φυσικά... αλλά σήμερα ξέρουμε... εμείς που τα ψάχνουμε αυτά... πως μια τέτοια κατάρα λειτουργεί όπως ένας ιός... και μάλιστα έχει την ίδια φυσιολογία. Το, αναλογιστείτε απλώς ότι το ιερογλυφικό... για τον θάνατο που έρχεται... Ε, σε αυτή την επιγραφή... Ε, που λέει ο θάνατος έρχεται με φτερά του μεσονικτίου κλπ... Ε, το αερογλυφικό για τον θάνατο που έρχεται παριστάνει έναν άντρα που τσακίζει το ίδιο του το κεφάλι με ένα τσεκούρι. Δηλαδή που ο ίδιος κάνει κακό στον εαυτό του. Ε, βλέπουμε ότι ο θάνατος ερμηνεύεται δηλαδή σύμφωνα με τα αερογλυφικά αυτά σαν να έρχεται από μέσα μας. Σαν να έχουν φυτέψει δηλαδή στο θύμα ένα μηχανισμό αυτοκαταστροφής. Θα μου πείτε πείτε κανέναν αυτά, ε, γνωρίζουμε πο, πο, πολλά για την Αρχαία Αίγυπτο και για τους Ιερείς αυτούς. Χαρακτηριστικά σα αναφέρω τους Ιερείς του Κα. Η ε, Αρχαίοι Αιγύπτοι πίστευαν στα πολλά σώματα, λεπτοφυοί σώματα του ανθρώπου. Για, πολλά, από, για όλα αυτά και τα μυστήρια για αυτά τα σώματα, τα λεπτοφυοί σώματα του ανθρώπου γράφω στο βιβλίο μου paranormal καθώς και πολλές ιστορίες για αυτή τη φάση. Ε, Μπορείτε να ανακαλύψετε το βιβλίο, το απόλυτο βιβλίο για το Paranormal, για το παραφυσικό, με τον τίτλο Paranormal, στο website του περιοδικού «Strains». Είναι το νέο μου βιβλίο και μπορείτε να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, να το βρείτε εκεί στο e-shop που υπάρχει και στα βιβλία και να σα σταλεί κρυφά στο σπίτι σας από τις εκδόσει «Αόρατο το Εκεί λοιπόν διηγούμε μεταξύ πολλών άλλων και για αυτού του ιερεί του ΚΑ. Ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι τα, ε, ο άνθρωπο έχει πολλά λεπτοφυεί σώματα, κατά άλλου πέντε, κατά άλλου επτά, κατά άλλου εννιά. Τέλο πάντων είναι μια συζήτηση αυτό. Ε, και τα δύο βασικά ήταν το ΚΑ και το ΜΠΑ. Το ΜΠΑ είναι η ψυχή όπω το λέμε εμεί, ε, που εικονίζονταν, ε, υπήρχαν και αγαλματάκια σε τάφου, έχουν βρει πολλά, ένα πουλί που το κεφάλι του είναι ανθρώπινο. Αυτό είναι το μπα, έτσι το συμβολίζαν, το απεικόνιζαν. Και το κα, το κα ήταν ας πούμε το εθερικό διπλό του ανθρώπου, ε, το οποίο πίστευαν ότι επιβιώνει μετά το θάνατό του επίσης, όπως και το μπα, που το μπα όμως ταξιδεύει στις χώρες της Δύση, στο The Western Lands, ε, αλλά στα ηλίσια παιδιά, δηλαδή προφανώς που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, εκεί που πηγαίνει ο ήλιος και δι, ε, αλλά το Κα παρέμενε στο... κοντά στο νεκρό, δηλαδή στα νεκροταφεία με λίγα λόγια. Και υπήρχαν οι ιερείς οι οποίοι ήταν, είχαν την υπευθυνότητα αυτή, την ευθύνη αυτή, να πηγαίνουν και να αφήνουν ποτό και φαγητό στους νεκρούς έτσι ώστε να τρέφεται το Κα και να μην χρειαστεί να, ε, αν μείνει χωρίς τροφή και φροντίδα και προσευχέ κτλ. τα λοιπά, να φύγει και να αρχίσει να περιπλανιέται και να γίνει βέβαια ένα φάντασμα, ένας βρικόλακας φάντασμα όπως ε, ε, ε, σίγουρα ε, μας διηγείται και το βιβλίο The Vampire, α πούμε, του Πολυντόρη και μετά τον Τράκουλα και όλα αυτά. Είναι πεπιθύσεις των αρχαίων Αιγυπτίων. Και έτσι λοιπόν αυτοί ήτανε, είχαν την υποχρέωση να φυλάτουν και ε, του στάφου των ε, και τον Φαραώ και τα λοιπά και αυτοί κατασκεύαζαν σκεπτομορφές τη σκεπτομορφική μαγεία σαν να λέμε και στίχωναν ε, με διάφορους τρόπους που θέλουν μεγάλη συζήτηση παρανόρμαλ τρόπους του, τον, όπως για παράδειγμα τον τάφο του Φαραώ του Ταχαμών το με αποτέλεσμα να ε, πεθάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξετίας της κατάρας του Φαραώ όπω έμεινε να λέγεται είναι η ιστορία στον χρόνο φυσικά δεν γνωρίζει πλέον κανένας και την ακούτε πρώτη φορά εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό. Και η... όλη αυτή η ιστορία χαμένη στον χρόνο μας δείχνει ας πούμε ακριβώς και χαμένες παράξενες τέχνες μαγικές οι οποίες υπήρχανε το μακρινό παρελθόν. Και αναφέρθηκα παράδειγμα τώρα στα Ηλίσια πεδία και στα The Western Lands. Ε... Και αυτό μας θυμίζει, ας πούμε, τη γεωγραφική θέση της επίγειας Εδέμ. Γιατί κανονικά ο Παράδεισος είναι ο κήπος του Παραδείσου υποτίθεται ότι είναι η Εδέμ αυτή είναι στη γη. Μην ταυτίζεται με το βασίλειο των ουρανών, όπου είναι ο ουράνιος παράδεισος, που πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί ότι ε, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε με το έλεος του Θεού. Η γεωγραφική θέση της επίγειας εδώ, μάλιστα το πιστεύουν οι Άραβες, μεταξύ άλλων, τοποθετείται από τους Άραβες στη συμβολή των ποταμών Εφράτη και Τίγρη, στο χωριό Αλ Κούρνα, το οποίο είναι μερικές δεκάδες χιλιόμετρα νοτίως της ε, Βασόρας. Εκεί θα σας δείξουν οι Άραβες το αρχικό δέντρο της γνώσης, στον κορμό του οποίου λένε ότι μένει ένα φίδι μέχρι σήμερα, φιλικός στους πιστούς υποτίθεται, τους μουσουλμάνους, αλλά ικανό να πετάξει και να εξαφανιστεί στον αέρα αν πλησιάσει ένας άπιστος, σύμφωνα με την παράδοση, την αραβική. Ένας τέτοιο παραδείσιος κήπος άλλωστε ήταν και η υπήρχε από την αρχαιότητα ακόμα αςούμε, και οι Εσπερίδε των αρχαίων Ελλήνων ήταν αυτό ήταν ο κήπος των θυγατέρων τη Εσπέρα, όπου και τα θρυλικά χρυσά μήλα έτσι, που υπήρχαν εκεί στα δέντρα υπάρχει και αυτή η σύμπτωση των σαγωικών που σύμφωνα με μια άποψη βρισκόταν οι πούμε, στην Αρκαδία σε μια έφορη απομονωμένη κοιλάδα ενώ μια άλλη άποψη λέει ότι βρισκόταν σε ένα μυστικό νησί στη δυτική θάλασσα και ταυτίζεται έτσι με την ίσο των Μακάρων, με τα νησιά του Σεν Μπρένταν και λοιπά. Οι, οι Έλληνες και αργότερα οι Ρωμαίοι εξακολουθούσαν να ψάχνουνε για αυτό το χαμένο παράδεισό του, τον οποίον αποκαλούσαν με διάφορα ονόματα. Τα κήπη των Εσπερίδων, Μυστική Νήσο, Ηλίσια Παιδεία, Νήσι των Μακάρων κλπ. Ο Όμηρος ο ίδιος πίστευε σε κάποια τέτοια ευτυχισμένη χώρα και την περιγράφει ως ένα μέρος όπου η ζωή των θνητών είναι εξαιρετικά εύκολη. Δεν υπάρχει χιόνι το χειμώνα, ούτε πολύ βροχή, αλλά ο ωκεανός στέλνει συνεχώς δροσερές αύρες για να δροσίζει τους ανθρώπους. Αυτή είναι προφανώς μια περιγραφή της νησού των Μακάρων. Υπήρξε μάλιστα ένας καιρό που οι άνθρωποι νομίσανε πραγματικά ότι ανακαλύφθηκε αυτός ο επίγειος παράδεισος και ότι τον επισκέφτηκαν μερικοί εξερευνητές και ότι μπορούσε κανείς να το τοποθετήσει και στο χάρτη που είναι. Αυτή η φήμη προφανώς είχε την αρχή της στα διάφορα λιμάνια της Μεσογείου που τα επισκέπτονταν συχνά στην αρχαιότητα τα φοινικικά και καρχιδονικά εμπορικά πλοία. Οι πλοίαρχοι της Καρχιδόνας έπλεαν στον Ατλαντικό επί αιώνες και χωρίς αμφιβολία είχαν ανακαλύψει μέχρι και τις αρχές μετά Χριστόν, ακόμη μυστηριώδη νησιά που τα ζώνανε οι θρύλοι αλλά αυτοί οι καρχιδόνοι οι θαλασσοπόροι ποτέ δεν έλεγαν πολλές πληροφορίες για τις ρότε των ταξιδιών τους στον επαγγελματικό μυστικό γιατί ήθελαν να διατηρήσουν το μονοπόλιο στο θαλάσσιο εμπόριο πέρα από τις στήλες του Ηρακλέως που πως λέγονταν τα στενά του Γιβραλτάρ οι οποίε κρατούσαν τον ουρανό ε, μετά την εξαφάνιση όμως της Καρχιδόνας, χάθηκαν τα πάντα στο χρόνο και οι ιστορίες της, πολλά από τα μυστικά τους τα μάθαν οι Ρωμαίοι, των οποίων οι στόλοι κυριαρχούσαν στις θάλασσες βέβαια μετά. Ε, αναφέρω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ρωμαίο στρατηγό Κουίντο Σεντόριο, που σκόπευε γύρω στο 80 π.Χ. να στείλει μια μεγάλη ναυτική εξερευνητική αποστολή για να βρει την Μακάρον, που κάποιοι ναύτε. Ισχυρίζονταν ότι δεν είχαν επισκεφτεί πραγματικά και είχε τις διηγήσεις τους χαμένες το χρόνο ιστορίες. Τα στοιχεία έλεγαν για κάποια αόρατα νησιά που βρίσκονταν περίπου 800 με 1000 μίλια δυτικά του κάδικς της Ισπανίας. Ε, πραγματικά ξεκίνησε αυτή η αποστολή με τον στρατηγό Κουίντο Σεντόριο αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για τα ταξίδια και τα ευρήματα αυτή τη αποστολή. Δεν υπάρχουν σήμερα. Προφανώ πρόκειται για διηγήσεις, στοιχεία και ταξίδια και βρήματα της αποστολής αυτής που χάθηκαν στον χρόνο γιατί δεν πρέπει να μαθαίνουμε για αυτά τα πράγματα και έτσι αυτές οι ιστορίες χάνονται. Όπως ίσως έχει κατά πολύ χαθεί, κατά τις σχετικές μελέτες μου το έχω ανακαλύψει και έχω καταλήξει στο σχεδόν βέβαιο συμπέρασμα ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος έψαχνε τον Παράδεισο όταν ξεκίνησε για το ταξίδι του στον Ατλαντικό ή έστω μεταξύ άλλων. Δηλαδή ο Κολόμπος υπήρξε βαθύτατα επηρεασμένος από τον αρχαίο γεωγράφο Στράβωνα ο οποίος σημεριζόμενος στις απόψει του Ομοίρου και όχι μόνο ε, ε, πίστευε ε, τη σφαιρικότητα της γης. Ο Στράβωνας πίστευε ότι τα τέσσερα σημεία της πηξίδας ήταν τότε τοποθετημένα κάπως διαφορετικά από τη σήμερα διότι έλεγε αν το δείχνει τώρα εδώ η συγκυβερνήτρια μου το απόσπασμα του Στράβωνα, αν ο Ατλαντικός ωκεανός δεν παρεμβαλόταν ως εμπόδιο, εύκολα θα μπορούσαμε να περάσουμε από την Υβηρική Χερσόνησο στην Ινδία, στην άλλη, στην άλλη μεριά του κόσμου, προς τι μυστικές χώρες, παραμένοντας τον ίδιο παράλληλο. Ο Κολόμβος που ήθελε να πάει στις Δυτικές Ινδίες, και όχι φυσικά στην Αμερική, γι' αυτό και έχει μείνει αυτή η ιστορία, τα Εκείνες οι περιοχές, μέχρι σήμερα ε, και σε πολλά μέρη της Ευρώπης συνεχίζουν και αναφέροντας στο West Indies, τις ε, Δυτικές Ινδίες και για αυτό το λόγο και οι άνθρωποι που βρήκε εκεί τους ονόμασαν Ινδιάνους. Έτσι πήραν την ονομασία τους, οι Ινδιανς, οι Ινδιάνοι, επειδή νομίζαν ότι είναι στην Ινδία. Ενώ βρισκόντουσαν σε μια καινούργια ήπειρο, στον νέο κόσμο. Λοιπόν... Ε, ο Κολόμβος ήθελε να πάει στις Βητικές Ινδίες λοιπόν και αποπειράθηκε να ακολουθήσει την παράλληλο που ανέφερε ο Στράβωνας ή κάτι παρόμοιο. Αν το κατάφερνε μάλλον θα έφτανε στη Νέα Υόρκη παρά στις δυτικέ Ινδίες, δηλαδή κάτω εκεί ας πούμε απέναντι από την Κούβα. Ε, την άποψη ότι ο Κολόμβος έψαχνε τον παράδεισο ενισχύει και ένα γράμμα στα λατινικά ε, που έγραψε ε, κάποιος ελληνικής καταγωγής γιατρός αυτό ο ελληνικής καταγωγής γιατρός, ο Πόλα Κοκλάν, ε, έγραψε στα λατινικά ένα γράμμα για τον Φερντινάντ σε έναν εφημέριο γνωστό στην Λισαβόνα. Αυτό το γράμμα ήταν γραμμένο εκεί γύρω στο 1470 κάτι, ε, στη, ε, στη Φλωρεντία το έγραψε ο Πόλα Κοκλάν, και μεταφράστηκε αυτό το γράμμα, γιατί βρέθηκε στα χέρια ε, του γιου του Κολόμβου, του Φερνάντο, όταν αυτό έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή του πατέρα του, του Κολόμου, του Χριστόφορου Κολόμου. Στο γράμμα λοιπόν αυτό που βρέθηκε στο αρχείο του Χριστόφορου Κολόμου, δηλαδή ο γιο του το είχε ανακαλύψει στο αρχείο του πατέρα του. Το γράμμα αυτού του Πόλα Κοκλάν προ τον ε, εφημέριο τη Λισαβόνα των Μάρτιν, ε, ο συγγραφέα μιλάει για μια πόλη γνωστή ω Κιουνσάη. Κιουνσάη ή Κουίνσάη. Ε, το διαβάζω κατά το απόσπασμα, μου το δείχνει η κυβερνητριά μου. Η περιφέρεια αυτής της μυστικής πόλης είναι 161 χιλιόμετρα. Η πόλη έχει 10 γέφυρες και το όνομά της σημαίνει η πόλη των ουρανών. Βρίσκεται στην επαρχία Μάγκη κοντά στο Κατάι. Έτσι δεν είναι απαραίτητη η διάσχηση μεγάλων θαλάσσιων τμήματων σε άγνωστη πορεία. Μπορεί να βρεθεί εύκολα. Ο Κολόμβος έθεσε ω έναν από τους κρυφούς του στόχους, μεταξύ άλλων, την ανακάλυψη αυτής της πόλης. Τώρα, σχόλια και εντυπώσεις του από ένα ταξίδι μπορεί να διαβάσει κανείς σε μια πραγματεία του Pierre de Ghi, με τίτλο «Tractatus de imagine mundi», «Πραγματεία για την εικόνα του κόσμου». Είναι πολύ σημαντικό έργο του Pierre de Ghi. Είναι μια άποψη φανταστικού κόσμου, βέβαια, ε, αλλά ο Κολόμβος κουβαλούσε μαζί του την πραγματεία αυτήν του Ντεγί όταν ταξίδεψε στον νέο κόσμο όπου είναι η πιο θρηλυκή πραγματεία ε, για μια παράλληλη πραγματικότητα. Ε, το Tractatus de imagine mundi. Κάνει και ένα λογοπαίγνιο το imagine σημαίνει την εικόνα «Mundi ο κόσμος», πραγματεία για την εικόνα του κόσμου αλλά ταυτόχρονα ήδη έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη imagination. Φαντασία. Οπότε γίνεται τρακτά τους ντε ηματζινεμούντι πραγματεία για τον φανταστικό κόσμο. Ε, Πολλα ενδιαφέροντα διαφέροντα όλα αυτά και ε, έχουν να κάνουν με, τα, με τις μυστικέ προθέσεις του ταξιδιού του Κολόγου ή ενός από το ταξίδι του ή του πρώτου του ταξίδιου. Και έκανε και άλλα ταξίδια μετά. Είχα διηγηθεί μάλιστα σε μια εκπομπή που κάναμε πρόσφατα ότι ήταν και από τους πρώτους που κατέγραψαν στο ημερολόγιο του Καπετάνιου, στο ημερολόγιο καταστρώματος τα λέγαμε, τη θέαση, την συνεχή θέαση στο ταξίδι USO, δηλαδή αγνώστων υπταμένων σκαφών, λαμπερών που βυθίζονταν μέσα στη θάλασσα και ξαναβγαίναν από τη θάλασσα. Τα αναφέρει στο ημερολόγιο του ο Κολόμβος. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης Και σήμερα τη νύχτα Εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου Που έχει αναλάβει και τις μουσικές αυτής της εκπομπής ε, Διηγούμαστε ιστορίες χαμένες στο χρόνο Και άραγε θα είναι αυτές τώρα που διηγούμαστε ξανά χαμένες Και από εσά, Μας ακούει κανεί εκεί έξω So Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και στη σημερινή περιήγησή μα γύρω από τον κόσμο εκπέμπουμε μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου ιστορίε χαμένε στο χρόνο. Και οι συχνότητε μα αυτέ φτάνουν σε εσά γιατί αναμεταδίδονται από το Internet Radio Albindo 14. Όπω κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, έτσι και σήμερα, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Και. Σκέφτομαι ότι πολλά βιβλία στο παρελθόν έχω αναζητήσει πιστεύοντας όπως πίστευαν και πολλοί της, της παλαιότερες εποχή, ότι είναι φανταστικά, ότι είναι φήμες για βιβλία ή χαμένα βιβλία που δεν τα έχει κανένας κλπ. Έχω ανακαλύψει πολλά τέτοια βιβλία ε, τα τελευταία 40 τουλάχιστον χρόνια και κοσμούν την βιβλιοθήκη μου. Ε, βιβλία τα οποία πίστευα, τουλάχιστον εγώ ο ίδιο, Ότι ήταν σχεδόν φανταστικά Ότι ήταν τόσο σπάνια που δεν ήξερα και αν υπήρχαν στα αλήθεια ε, Βέβαια αρκετά, όχι όλα, αλλά αρκετά από αυτά τα βιβλία Είναι πλέον διαθέσιμα με την εμφάνιση του ίντερνετ Όπου φάνηκε ας πούμε ξεκάθαρα ότι ήταν τελείως αληθιντά Και άμα ε, είχα ξεκινήσει τις αναζητήσεις μου αυτές Και είχα το όπλο του ίντερνετ Δεν θα πίστευα για πολλά χρόνια. Στην αφιβολία αυτή, αν είναι αληθινά ή όχι. Δεν μιλάω βέβαια για τον ακρονομικό του παράφρονα Άραβα, Αμπτούλα, Χαζρεντ, του H.P. Lovecraft ή για άλλα έτσι, πραγματικά φανταστικά βιβλία. Αλλά ένα παράδειγμα, εγώ που έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με την ιστορία αυτή, με τα μυστήρια της κούφια γη και έχω παρουσιάσει όλο το πανόραμα των μυστηρίων τη κούφια γη. Σε δύο βιβλία, στο Κουφιαγί και στο Ίσοδο στην Κουφιαγί. Το Κουφιαγί βγήκε το 1997 για πρώτη φορά, προκαλώντας και όλοι το ενδιαφέρον για την Κουφιαγί στην Ελλάδα. Και το δεύτερο βιβλίο μου, το Ίσοδο στην Κουφιαγί, βγήκε το 2003-2004. Ε, και από την πάροδο πολλών ετών είναι ξαντλη, εξαντλημένα από ένα σημείο και μετά και τα δύο. Και γι' αυτό έχει λίγο καιρό που κάναμε από τι εκδόσει το Κολέγιο τις επαιτειακές επανεκδόσεις για τα 20 και 25 χρόνια από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκαν τα δύο βιβλία αυτά για την Κούφιαγή με, με νέα επιμέλεια, νέο design, νέα αξόφυλλα, νέο editing και επίση με προσθήκες πολλών πραγμάτων στο πρώτο βιβλίο, στο Κούφιαγή και δύο ολόκληρων μεγάλων κεφαλαίων καινούρια στο δεύτερο βιβλίο, στο είσοδο στην Κούφιαγή Αυτές τι δύο επαιτειακές επανεκδόσεις το, του έργου μου για την Κούφια γη, ένα κούφιαγι και δύο ίσοδος στην Κούφια γη, μπορεί κανείς να τις φυσικά να τις εντοπίσει και να τις αποκτήσει μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Ε, οι πύλες για την κούφιαγι έχουν ανοίξει και πάλι και τα βιβλία είναι επιτέλους διαθέσιμα μετά από 20 και 25 χρόνια περίπου, ε, μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange από τις εκδόσει Αόρατο Κολέγιο μπορείτε να ανακαλύψετε το κούφιαγί και το είσοδο στην κούφιαγί και να τα αποκτήσετε να σας αποσταλούν κρυφά στο σπίτι από το Αόρατο Κολέγιο. Ε, το, την εποχή λοιπόν εκεί της δεκαετίας του 90 που ε, έψαχνα εγώ τα σπάνια βιβλία που σχετίζονται με την κούφιαγί το πιο σπάνιο από αυτά ήταν το The Smokey God The Smokey God του Willis George Emerson το οποίο ακροβατούσε ανάμεσα στα όρια του φανταστικού και του πραγματικού δηλαδή δεν γνωρίζαμε αν είναι ένα βιβλίο το οποίο ε, υπήρξε κάποτε και δεν υπάρχει πλέον ή αν είναι ένα βιβλίο φανταστικό ε, εγώ με μεγάλη περιπέτεια είχα καταφέρει να το ε, ανακαλύψω και να το έχω στα χέρια μου πλέον βέβαια είναι ευρύτερα διαθέσιμο πούμε, ακόμα και σε PDF και τέτοια βέβαια, ε, με τον ερχομό του ίντερνετ και μετά Στη δεκαετία του 2000 ε, Λοιπόν ο The Smoky Ghat, Η καταπληκτική ιστορία του Smoky Ghat Του Willis George Emerson ε, The Smoky Ghat, Πώς να το πούμε Ο καπνός Θεός Ή αν θέλετε ο συνεφιασμένος ήλιος Γιατί ο Θεός για τον οποίο μιλάει Είναι ο ήλιος Αλλά όχι ο ήλιος που βλέπετε στον ουρανό Αλλά ο εσωτερικό ήλιος Γνωστό σε κάποιους μυστικιστές ίσως και ως ο ήλιος του Μεσονυκτήου Αυτός ο εσωτερικός ήλιος Λοιπόν ο Δεσμό Ο Καπνόδης Θεός Το 1908 Ο ενηγματικός κατά τα άλλα συγγραφέας Γουίλις Τζόρντς Έμερσον Τύπωσε το βιβλίο του Με τον τίτλο αυτό Ο, ο Καπνόδης Θεός Ο Θεός που καπνίζει Που είναι καλυμμένος από ένα καπνώδη σύννεφο ε, Ξεσηκώνοντας μια θύελα ερωτηματικών. Ε, υπήρχαν όπω είπα αμφιβολίες αν το βιβλίο αυτό είναι πραγματικό και όχι απλά ένας μύθο, τόσο δυσέβρετο ήταν. Το βιβλίο τέλο πάντων αποκτώντα το ξεκινά με μια εισαγωγή του συγγραφέα που διηγείται την γνωριμία του με τον γέροντα ναυτικό Όλαφ Γιάννσεν. Εδώ ο Βίλνιτζορ Σέμερσον ακολουθεί μια παράδοση του φανταστικού, την, την οποία την γνωρίζουμε από πάρα πολλά θρυλυκά και καταπληκτικά βιβλία του φανταστικού, όπου στα οποία ο συγγραφέα επειδή διηγείται μια καταπληκτική ιστορία που θέλει να την παρουσιάσει ως αληθινή, δεν θέλει να εμπλέξει τον εαυτό του μέσα γιατί πώς θα την παρουσιάσει ως αληθινή, οπότε διηγείται, είναι παράδοση αυτό στο φανταστικό, διηγείται ότι ε, κάποιος άλλος του, ε, του διηγείται για την αληθινή ιστορία των εμπειριών του. Ή κάποιος άλλος του έδωσε ένα βιβλίο ή ένα ημερολόγιο ή κάποιε επιστολές ή κάτι τέτοιο, τις οποίες... Δεν είναι του συγγραφέα που παρουσιάζει το βιβλίο Ο συγγραφέα απλώς παρουσιάζει αυτό, ε, αυτό το κείμενο που είναι κάποιο άλλο Αυτό έχει κάνει ο Έντκαρα Λαμπό Ο πατέρας του φανταστικού στο βιβλίο του ε, Οι ε, του Άρθουρ Γκόρντον Πιμ Από τον Ναντάκητ ε, Αυτό έχει κάνει ε, ε, ο Λόρδος Έντουαλ Μπάρουερ Λίτον Για το The Coming Race την, Το βιβλίο για του Βρύλ δηλαδή και πολλοί πολλοί άλλοι. Αυτό κάνει και ο Willis George Emerson. Ε, υπάρχει μια εισαγωγή δική του στην αρχή που είναι ο συγγραφέα του βιβλίου που οδηγείται την γνωριμία του με τον γέροντα ναυτικό Olaf Γιάνσεν. που του λέει την ιστορία του. Ο 90 χρονο αν δεν κάνω λάθο Σκανδιναβό αυτός Olaf ήταν ακόμη πιστός στους θεούς Ondine και Thor. Υπάρχουν στην Σκανδιναβία πάρα πολλοί άνθρωποι που συνεχίζουν να πιστεύουν στην αρχαία σκανδιναβική θρησκεία έτσι και αυτός, ήδη από το 1908 ε, ταξίδεψε λοιπόν όλα βιάσεν πέρα από τον Αρκτικό ωκεανό στο βόρειο παγωμένο ωκεανό και κατέληξε στην εσωτερική πλευρά του κόσμου ε, ε, αμάδα, αυτό μου θυμίζει και τον Τζαλς Φόρτ, που κατασκεύασε κάποτε μια πηξίδα που διηγείται ο ίδιος για την αυσιπλοεία των ωκεανών της αθέατης μεριά του κόσμου τι ωραίο Ετοιμοθάνατο ο αργότερα ο Όλαφ Γιάνσεν εμπιστεύεται το ημερολόγιο του στον Βίλι Τζορτζ Έμερσον και αυτό το παρουσιάζει στην ανθρωπότητα στο βιβλίο The Smoking Σύμφωνα με τον Όλαφ Γιάννσεν, ο κόσμο μα δημιουργήθηκε στην αρχή μονάχα για το εσωτερικό του. Γίνεται κούφια φυσικά. Εκεί υπάρχουν τέσσερι πολύ μεγάλοι ποταμοί που είναι οι μεγαλύτεροι ποταμοί του κόσμου: Ο Εφράτης, ο Πίσον, ο Γκιχόν και ο Χιντέκελ. Κάποιοι από αυτού τους ποταμούς έδωσαν τα ονόματά τους... σε ποταμούς της επιφανίας... από τη μνήμη της υπόγειας παράδοσης του ανθρώπου. κορυφή ενός μεγάλου βουνού... κοντά στην πηγή αυτών των αιώνιων ποταμών... ο Νορβηγός Όλαφ Γιάνσεν υποστηρίζει... ότι ανακάλυψε το αιώνιο χαμένο κήπο της Εδέμ. Σε αυτόν τον εσωτερικό κόσμο... όπου ο ναυτικός πέρασε δύο-τρία ολόκληρα χρόνια μελετώντας την ε, θαυμαστή βλάστηση, την χλωρίδα, την πανίδα, τα γιγαντιέα ακίνδυνα κατά αυτόν ζώα του και του υπεραιωνόβιους ανθρώπους που τον κατοικούν εκεί στην Κούφια Γη, στον εσωτερικό κόσμο, ε, το ένα τέταρτο της εσωτερικής επιφάνειας αποτελείται από νερό και τα τρία τέταρτα από ξηρά, δηλαδή, αντίθετα δηλαδή από τον δικό μα κόσμο τη επιφάνεια. Ε, στο ιστορικό της γης όπου οι άνθρωποι μεταφέρονται όπου θέλουν με το ίδιο τους το σώμα και την ψυχική ενέργεια που αντλούν από την εσωτερική ατμόσφαιρα και όπου στέκουν εκεί στον ιστορικό κόσμο τα θαυμαστές πολιτίες μεγάλης αρχιτεκτονικής ομορφιάς και λειτουργικότητας. Η απόσταση μεταξύ των δύο εσωτερικών πλευρών είναι περίπου 600 μίλια λιγότερη από την αναγνωρισμένη διάμετρο της γης σύμφωνα με τον Ολαβ Στο κέντρο αυτού του τεράστιου κενού βρίσκεται ο θρόνος του ηλεκτρισμού. Μια τεράστια μπάλα θαμπής, πολύ θαμπής κόκκινης φωτιάς. Δεν είναι πολύ λαμπερή αλλά είναι περικυκλωμένη από ένα λευκό απαλό φωτεινό σύννεφο που μοιάζει με καπνό που αναδύεται από μέσα τη εκπέμπει ευχάριστη θερμότητα και στέκει στο κενό, πάντα στη θέση της από τον νόμο της βαρύτητας του εσωτερικού. Αυτό το ηλεκτρικό σύννεφο είναι γνωστό στους ανθρώπους του εσωτερικού της γης ως η κατοικία του Θεού που καπνίζει, του καπνιστού Θεού, του Smoky γκαντ. Πιστεύουν ότι αυτό είναι ο θρόνος του υψηλότερου όλων. Ο Γιάννσεν ε, θυμίζει στους αναγνώστες του Έμερσον ότι όλοι έχουν δει στα σχολικά τους χρόνια επιδείξεις της φυγόκεντρου δύναμη που επιπλέον αποδεικνύουν πως αν η γη ήταν μια συμπαγής μάζα και όχι κούφια, η ταχύτητα της περιστροφής της γύρω από τον άξονα τη θα την έσπαγε σε χιλιάδες κομμάτια. Έχουμε δηλαδή αυτήν την υποστήριξη αυτή αυτού του ζητήματος για πρώτη φορά στο δεσμό και γκάτ του Willis George Emerson ένα ζητηματάκι το οποίο μετά το υιοθέτησαν όλοι οι υπερασπιστές οι πιο σύγχρονοι της θεωρίας της Κουφιαζικής γιατί είναι παλαιότερη η θεωρία της Κουφιαζικής από τον Γιάνσεν και τον Έμμερσον το βιβλίο όπως είπα είναι το 1908 ε, δεν υπάρχει παγόβουνο στην Αρκτική ή στην Ανταρκτική που να μην αποτελείται από φρέσκο γλυκό νε και έστω κι αν οι επιστήμονες ε, της εποχής υποστήριζαν ότι το πάγωμα διαλύει το αλάτι, ο Όλαφ Γιάνσεν χαμογελούσε πριν πεθάνει γιατί θυμόταν την ομορφιά και τη γλυκύτητα των νερών των εσωτερικών ποταμών και λίμνων. Εκεί ο Όλαφ Γιάνσεν ε, φιλοξενήθηκε από γίγαντες οι οποίοι ζουν στο εσωτερικό της γης και τις ιστορίες του διηγήσεικαν που είναι χαμένες πια στο χρόνο και τις εμπειρίες του, τις διηγήτες των Willis George Emerson και ο Emerson σε μας, καθώς η ιστορία του πήγε να χαθεί, αλλά την ξαναβρήκαμε και ε, υπάρχει με λεπτομέρειες μαζί με πολλές άλλες ιστορίες χαμένες στον χρόνο μέσα στα βιβλία μου για την κούφια γη, τα οποία όπως είπα μπορείτε να ανακαλύψετε και να αποκτήσετε επιτέλους μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, κουφιαγί και Ίσοδος στην Κούφια γη, τα δύο βιβλία το πρώτο και το δεύτερο και έκανα τώρα εδώ μια ε, ε, ανάμνηση ας πούμε από τον Όλαφ Γιάνσεν που η ιστορία του Χαμένη Μες το Χρόνο επιστρέφει μερικές φορές για να μας δημιουργήσει του κόσμου τα ερωτηματικά αναφέρθηκα και στον Έντοαρτ Μπάλουερ Λίντον τον Λόρδο Λίντον ο οποίος ε, δεν γνωρίζει πολύς κόσμος, ήταν αυτός Μεγάλος συγγραφέας του φανταστικού Και μεγάλη μορφή γενικώς Γράψει καταπληκτικά βιβλία Στους περισσότερους είναι γνωστός Μέσα από την κλασική λογοτεχνία Λόγω του έργου του Οι τελευταίες ημέρες τη Πομπίας Αλλά σε εμά είναι πολύ γνωστός για τα έργα του Ζανόνι, The House and the Brain uh, The Hunter and the Haunted Και uh, The Coming Race Ή The Book of Vril uh, αυτό, αυτή η ιστορία με τους Βρυλ που είναι μέσα στην, στο μυθιστόρημα αυτό που παρουσιάζει ως ιστορία με τον ίδιο τρόπο ο Μπαρουερ Λίτων ε, για πολλούς την εποχή που τα μελετούσα και τα συζητούσα δημοσίως σε αυτά τα πράγματα θύμισε ε, την ετοιμολογία του ονόματος Βρυλισσός και το ταύτισε η συζήτησή μας αυτή α πούμε εγώ, με τα βριλίσια στην Αθήνα ότι σχετίζονται με, το, με, τα, με τους βριλ βέβαια η original συζήτηση που εγώ έκανα και έγραψα στα βιβλία μου για την κούφια γίνε για το λαύριο γιατί ε, με μια ειδική μελέτη του βιβλίου του Μπάλγουρη Λίτων που έχω κάνει και με άλλα που σχετίζονται με αυτήν κατέληξα στο γεγονός ότι αυτό που διηγείται ο Λίτων ε, ότι ε, βρήκε ε, πρόσβαση σε κάποιες το έσοριχίον που τον οδήγησαν στην κούφια γη, που συνάντησε τους Βρυλ ότι αυτή η είσοδο του έγινε στο Λάβριο στην Ελλάδα. Αν πάση σχετικά με την ετυμολογία του ονόματος Βρυλισσός που ανέφερα και φυσικά Βρυλίσια, είναι η πανάρχια η ονομασία της Πεντέλης. Είναι Βρυλισσός η Πεντέλη. Έτσι το μνημονεύουνε σαν Βρυλισσός, την Πεντέλη, ο Όθοκηδίδης, ο Ηρόδοτος και ο Στράβων, βέβαια και άλλοι. Ο Στράβων το ανέφερε επίσης ως βρυλιτό. Το όνομα αυτό αποτελείται από τη ρίζα βρύ, αρχαία ρίζα, που σημαίνει την ισχύ, τη δύναμη. βριάω σημαίνει κάνω κάποιον ισχυρό, ενώ π.χ. βριάρος είναι ο ισχυρός, ο δυνατός. Θυμηθείτε και τον βριάρεο. Ε, ίσως να μην είναι και τυχαίο που ακόμα και το αρχαγγελικό όνομα γα βρυλ, σημαίνει Σα ευραϊκά, η του Θεού, που ε, έχει αυτό το βρει μέσα. Ε, ετυμολογικά το βρει έχει να κάνει βέβαια και με το «βρύθο» που λέμε, «βρύθι». Ε, το λεξικό του «ησύχιου» ε, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι βρή ίσον «ο επί του μεγάλου λίθου τίθεται». βάζω εδώ, στις σημείε που μου δείχνει από το βιβλίο η συγκυβερνητριά μου, το βιβλίο μου κουφιαγεί. Βρή, ίσον επί του μεγάλου λίθου τίθεται. Μετά το βρή ακολουθεί το λί το οποίο συνδέεται με τη λέξη λάας βέβαια που σημαίνει λίθος ενώ η κατάληξη σος με δύο σίγμα δηλώνει και την πελασγική καταγωγή της λέξης. Εκ πρώτης όψης λοιπόν βλέπουμε ότι βρυλισσός σημαίνει προφανώς μέγας λίθος ισχυρός ή Μέγας λίθος ισχύος, η μέγας λίθος που βριθει από δύναμη. Κι έτσι έχουμε λοιπόν ένα βράχο, ένα λίθο δύναμης που είναι η πεντέλη. Ε, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του βρυλισσός και βρυλίσια κτλ. Ε, περισσότερα για αυτά και για τη λαμπερή πέτρα, την Ελλάς, για πολλά άλλα την πέτρα «Κρεάλ» και λοιπά θα δείτε σε μυστικιστικές και άλλες ετυμολογικές και γλωσσολογικές αναλύσεις σε διάφορα σημεία του, βιβλίου, του πρώτου βιβλίου για την κούφια γη. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό με ιστορίες χαμένες το χρόνο. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτρια μου που έχει τις μουσικές επιλογές η ίδια σήμερα, καθώς εγώ σας διηγούμε ιστορίες χαμένες στο χρόνο και εκπέμπουμε τις συχνότητές μας εκεί κάτω στη γη, που αναμεταδίδονται από το internet Radio Albedo 14com Μα ακούτε? so big and laughing, been drowning me out. I want to sing that rock and roll. I want to reach that glory land. I want to shake my singing I'm ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη του Οκτώ πλέον, είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου. Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ και εκπέμπει εκεί κάτω στη γη ιστορίε χαμένε στο χρόνο. Καθώ περιπλανιόμαστε αποσπασματικά σε χαμένα πράγματα του παρελθόντο και τη διηγήση του. Νωρίτερα αναφέρθηκα. Στο τέλος του κόσμου σύμφωνα με τον Σερά Ιζακ Νιούτον που το τοποθετεί το 2060 σύμφωνα με νέε ανακαλύψεις πάνω στις χιλιάδες σημειώσει του. Ε, αυτός ο οποίος προσπαθούσε, ένας από τους πολλούς βέβαια, προσπαθούσε να κρυφοκοιτάξει τις ιστορίες της χαμένες στο μέλλον ήταν ο Νοστράδαμος όπως ξέρετε. Έχω ένα ειδικό κεφάλαιο για τον Οστράδαμο στο βιβλίο μου Paranormal, στο πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή ένα υποκεφάλαιο αυτό για τον Οστράδαμο, στο πολύ μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται «Προφητείες που επαληθεύτηκαν. Έχω συγκεντρώσει όλε τι προφητείες από διάφορου προφήτε πασηφίσεω που επαληθεύτηκαν σε αυτό το κεφάλαιο στο βιβλίο μου Paranormal. Ε, ανάμεσα σε πολλά άλλα που διηγούμε, διηγούμε και για τον Οστράδα μου και εξηγώ πολλά πράγματα για τους του τείχου του. Και για κάποιε προφητείε του που έχουν επαληθευτεί. Αλλά και για την παράλογη ερμηνεία που δίνουν σε πολλού τοίχου του οι μελετητέ του, που κατά τη γνώμη μου δεν ισχύουν οι ερμηνείε του αυτέ. Μπορείτε αυτά να τα διαβάσετε μεταξύ πάρα πολλών άλλων ζητημάτων, σε αυτό το μεγάλο βιβλίο, στο απόλυτο βιβλίο για το παρανόρμαλ, το νέο μου βιβλίο, που είναι το απόλυτο βιβλίο για το υπερφυσικό, κατά τη γνώμη μου, το απόλυτο βιβλίο για το παραφυσικό, μια μεγάλη έλλειψη που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία, που ελπίζω με αυτό το mind-blowing όπως το ονομάζω αποτέλεσμα να την κάλυψα σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή την έλλειψη τη μεγάλη που υπήρχε για αυτά τα ζητήματα, για αυτά τα θέματα το βιβλίο Paranormal μπορείτε να το εντοπίσετε και να το αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange εκεί στο ίσο που υπάρχει στα βιβλία μπορείτε να βρείτε το βιβλίο Paranormal και να σας ταλθεί κρυφά στο σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο ε, Κάτι που έχω εντοπίσει στις μελέτες μου αυτές, στο μου που αφορά την Ελλάδα. Ή μια ιστορία χαμένη στον χρόνο για ένα μέλλον που είναι χαμένο στον χρόνο, έτσι. Ε, πού και πώς αναφέρει ο μου στην Ελλάδα. Προσέξτε, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος αυτό, αν, αν με πω δεν το ξέρει κανένας στην Ελλάδα. Πολλοί μελετητές των προφητιών του ε, έχουν ή θεωρούν ότι έχουν υπολογίσει ε, δεν μπορώ να περιγράψω όλες τις λεπτομέρειες ότι ο Νοστράδαμος ε, αναφέρεται κατά άλλους το 2012 και κατά άλλους το 2032 ε, μιλώντας για ένα μεγάλο αστεροειδή που θα πλήξει τη Γη με φοβερά καταστροφικά αποτελέσματα και συνδέουν απόλυτα και λεπτομερός ε, πολλοί μελετήτε, τα γραφόμενά του με τα γραφόμενα στην αποκάλυψη του Ιωάννη κάτι που είναι ανησυχητικό σύνδεση βέβαια Βέβαια, τα ίδια λέγανε και για το 1999 για τον Οστράδαμο, ότι πρόβλεπε το τέλο του κόσμου, αλλά δεν έγινε τίποτα. Το παράξενο όμω είναι ότι ο Οστράδαμο αναφέρεται στην Ελλάδα, ότι ο αστεροειδή αυτό θα πέσει στο Αιγαίο Πέλαγο. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, βέβαια, κάποιων Άγγλων, που δίνει βάση σε κάποια άλλα σχετικά αποσπάσματά του, που υποστηρίζει ότι αυτό ο αστεροειδή θα πέσει στον Ατλαντικό, αλλά κοντά στην Αγγλία. Ε, Παρ' όλα αυτά. Το επίμαχο απόσπασμα του Νοστράδαμου από το οποίο προηγείται η πτώση του ουρανίου σώματος είναι το ακόλουθο ευχαριστώ τη συγκυβερνήτρια που μου το παραθέτει στην οθόνη εδώ του control panel μας λέει ο Νοστράδαμος «Στο μέρος όπου ο ιάσωνας κατασκεύασε τα πλοία του στο Αιγαίο Πέλαγος θα συμβεί μια τόσο μεγάλη και τόσο απότομη πλημμύρα που κανένα στην ξηρά δεν θα έχει μέρος για να πέσει». Τα νερά καβαλούν το πεδίο του Ολύμπου. Για τους μελετητές του, των στίχων του Νοστράδα μου αναφέρω και τους στίχους, είναι C8Q16. Λοιπόν, το πρωτότυπο λέει Ολύμπους Φέστουλαν, το οποίο είναι άγνωστη λέξη για μας, το Φέστουλαν αυτό, αλλά συνήθως τη μεταφράζουν πεδίο ή οροπέδιο, προφανώς οροπέδιο. Τώρα για το μέρος όπου ο Ιάσονας έφτιαξε τα πλοία του αν είναι η Ολκός μιλάει για τη θάλασσα έξω από το Βόλο. Ο αστεροειδής, όπως λένε άλλη στίχη παρακάτω υποτίθεται ότι πέφτει στο Αιγαίο και δημιουργεί ένα τόσο μεγάλο τσουνάμι που η κορύφωση του κύματος σκεπάζει τον Όλυμπο. Δηλαδή έχει ύψος 3000 μέτρα. Μιλάμε βέβαια για το τέλος του κόσμου. Παρακάτω ο Νοστράδαμος συνεχίζει και λέει στο C2Q3 θερμότητα στο νερό όπως αυτή του ηλίου γύρω από την νήσο Νέγκρεποντ τα ψάρια θα βράσουν αυτή η νήσος Νέγκρεποντ που λέει Νέγκρεποντιο Νεγρεπόντιο η λατινική ονομασία της Εύβοιας γράφει στα λατινικά ο Νοστράδαμος ε, ο Νοστράδαμος μιλάει για την Εύβοια εδώ ότι δηλαδή θερμότητα στο νερό όπως αυτή του ήλιου γύρω από την Ίσο Νέκρεπον και τα ψάρια θα βράσουνε. Επίσης αναφέρει το κύμα 7 φορές θα χτυπήσει την παραλία της Μόνακα. C3Q10. Δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοεί ο με την ονομασία Μόνακα. Κάποιοι μελετητές έχω βρει ότι υποστηρίζουν ότι εννοεί την Αθήνα. Δηλαδή τον Πειραιά μάλλον αλλά άλλοι υποστηρίζουν την ονοή τη Σικελία. Και άλλοι παραδόξω το μονακό το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση στην κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, παρόλα αυτά αναφέρει επίση το C2Q93, πολύ κοντά στο τι έρχεται ο άγγελο του θανάτου από ψηλά, λίγο πριν τη μεγάλη πλημμύρα. Εδώ στην ουσία λέει ότι η καταστροφή προεκτείνεται και στην Ιταλία. Σε άλλα αποσπάσματα μιλάει και για την καταστροφή τη Αγγλίας και τη Γαλλία από τη σύγκρουση και από τα τσουνάμι. Έτσι λοιπόν στη νεομυθολογία που υπάρχει ας πούμε για την αναμονή του τέλους του κόσμου προσθέθηκε ενηγματικά και ο Νοστράδαμος με ελληνική αποκλειστικότητα παρακαλώ και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο το ζήτημα ε, κάποια άλλη στιγμή ελπίζω σύντομα. Και ε, εμείς ε, δεν έχουμε εντοπίσει αυτή τη στιγμή αυτόν τον ε, αστεροειδί αλλά θα μπορούσε να είναι ο άποφη τον οποίο περιμένουμε σύντομα και για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή φυσικά που να τα περιέχει όλα αυτά και να συζητάμε και για τον άποφη, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος και ο οποίος σε πρώτη φάση σύντομα θα περάσει, θα περάσει κάτω από την γεωστατική τροχιά των δορυφόρων. Αυτό όμως είναι μια ιστορία χαμένη στο πρόσφατο ή στο κοντινό μέλλον. Ε, Εσεί ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και αναρωτιέμαι αν ακούει κανείς αυτές τις ε, ιστορίες χαμένες το χρόνο εκεί έξω time after time. Time after time. Strangers are meeting but it never ends And one day they'll remember One day they will know time From time. Right far away there comes a warning sound time after time. And no one listens but it's all around And one day they'll remember One day they will know time The trail of glory. Εκούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Βρισκόμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου στο μυστικό σκάφο μα και εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω, που αναμεταδίδονται κάθε Τρίτη στι 8 πλέον, έτσι και σήμερα, από το Internet Radio Albino 14. Και σήμερα διηγούμαστε ιστορίε χαμένε στον χρόνο. Τον χρόνο και τον χώρο, βέβαια, πολύ προσπάθησαν να κυριαρχήσουν να τον περιορίσουν. Ο τελευταίο Τσάρο τη Ρωσία, ο Νικόλαο Β', ο είχε τη φαϊνή ιδέα να προσπαθήσει να περικυκλώσει με ηλεκτροφόρο σειρματόπλεγμα ολόκληρη τη Ρωσία. Ε, φυσικά αυτό το σχέδιο δεν έγινε πραγματικότητα και έμεινε μια ιστορία χαμένη στον χρόνο. Αν και αργότερα το λεγόμενο σιδηρούν παραπέτασμα των ανατολικών χωρών μοιάζει να το πλησιάζει. Ο ίδιο τσάρος είχε και άλλε φιλόδοξε ιδέε. Όπω για παράδειγμα. Να κατασκευάσει μια τεράστια γέφυρα που να ενώνει τον Βερήγκιο Πορθμό, ο οποίος χωρίζει την Αμερική στην Αλάσκα από την Ασία-Σιβηρία και είναι μια λωρίδα θάλασσα μήκου περίπου 85 χιλιόμετρων. Ήθελε να φτιάξει αυτήν την τεράστια γέφυρα. Φυσικά λόγω καιρικών συνθηκών και άλλων δυσκολιών τη περιοχή, κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο και θεωρείται μέχρι σήμερα. Τώρα, η ιδέα ότι οι Σοβιετικοί θα έστειναν ένα σιδηρούν παραπέτασμα, ένα Iron Curtain από τη Βαλτική ως την Αδριατική, χωρίζοντας την Ευρώπη στα δύο. Αυτό το ζήτημα το διαφήμισε αργότερα η νατοϊκή στην πούμε πλευρά του ψυχρού πολέμου και το εφάρμοσαν τελικά οι σοβιετικοί. Από όλα αυτά η ιδέα ανήκει στον Υπουργό Προπαγάνδας των Ναζί, τον Γιώσεφ Γκέμπελς, τον δόκτορ Γιώσεφ Γκέμπελς. Πραγματικά, ο Γκέμπελς είχε την ιδέα αυτήν και τη χρησιμοποίησε προπαγανδιστικά, δημιούργησε προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ως φήμη που ήθελε να διαδοθεί για να δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στους συμμάχους και στους Σοβιετικούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα λόγια του επαληδεύτηκαν επακριβώς, με απόλυτη ακρίβεια. Και έτσι η φημισμένη έκφραση το σιδηρούν παραπέτασμα για το λεγόμενο ανατολικό μπλοκ είναι του Γκέμπελς ε, και... Το χρησιμοποίησε προπαγανδιστικά για να πει ότι αν νικηθούμε εμεί οι Ναζί και ο Άξονα, οι Σοβιετικοί θα χωρίσουν την Ευρώπη στα δύο με ένα σιδηρούν παραπέτασμα. Και έμεινε αυτό να λέγεται πολλά, πολλά χρόνια αργότερα μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα λεγόμενα αυτά του Γκέμπελ, ε, να έχει μείνει η φράση αυτή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το οποίο σιδηρούν παραπέτασμα, ταυτισμένο σε ένα βαθμό και με το τείχο του Βερολίνου, έπεσε τελικά. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά, το 1991. Επομένως, το Σιδηρούν Παραπέτασμα προέρχεται από τον Γκέμπελς και ελπίζω να μην μας ακούει πίσω στο χρόνο τώρα η ΚΑΓΒ τα αρχικά. ΚΑΓΒ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, σημαίνουνε Κομιτέτ Γκοζουταρστβενόι Μπεζοπάσνος στα Ρώσικα. Πολύ ωραίο. Κομιτέτ Γκοζουταρστβενόι Μπεζοπάσνος Λοιπόν, ε, θυμήθηκα μια και μιλάμε για προπαγάνδα και πολλές προπαγανδεστικές αμερικανικές ταινίες που είχε γυρίσει ο μεγαλύτερος κάτι να ε, του κινηματογράφου, ο D.W. Griffith. Ε, τον θυμήθηκα τώρα γιατί πολλά από τα επίκαιρα τα λεγόμενα όσον αφορούσε τον, το, τον πόλεμο ε, στους κινηματογράφους του παρελθόντος ήταν ταινιάκια του Griffith. Ο, ο D.W. Griffith γύρισε νομίζω 450 κάτι, 452 κινηματογραφικές ταινίες ανάμεσα στο 1905 και στο 1915. Καταπληκτικός ε, και α, Φυσικά το πράγμα εξελίχθηκε πολύ ε, και αυτές οι φάσεις ε, αλλάξανε νοοτροπία πλέον στην εποχή μας. Τέλος πάντων αντιμετωπίσαμε και όλη αυτή την ιστορία με τις επιδημίες, ε, όλη αυτή η ιστορία με τη γρήπη, ξέρετε, στα, ε, λέγεται influenza η γρήπη παγκοσμίω. Ε, η επιστημονική ονομασία της γρίπης δηλαδή, είναι influenza. Και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται διεθνώς από όπου βγαίνει και το αγγλικό flu για την γρίπη Ονομάστηκε influenza επειδή οι άνθρωποι πίστευαν στο παρελθόν, ότι η ασθένεια προκαλούνταν από την κακή επιρροή των άστρων. Δηλαδή από ένα evil influence, από μια κακή επιρροή. Έμ, έμεινε η λέξη influenza για τη γρήπη. Έχουμε βέβαια και όλη αυτή την ιστορία με τη γρήπη από το διάστημα. Τέλος πάντων είναι συζητήσεις αυτές που τι έχουμε κάνει στο παρελθόν στον μυστικό διαστημικό σταθμό. Ίσως κάποτε τις επαναλάβουμε με περισσότερε λεπτομέρειες που προκύπτουν από τότε μέχρι σήμερα. Η, η όλη φάση βέβαια έδωσε την δυνατότητα να ανταγωνιστούν το ανατολικό και το δυτικό μπλοκ τελικά στο διάστημα όπως ξέρετε και να γίνει αυτό το Space Race που μας οδήγησε και στην εξερεύνηση του διαστήματος της Σελήνης και σύντομα και του Άρη που θα πάνε άνθρωποι εκεί καλός οχόλων των πραγμάτων αλλά ε, κάθε 19 Οκτωβρίου Μέχρι και το τέλος της ζωής του, ο φημισμένος ο Ρόμπερτ Γκόταρτ, εξού και το Γκόταρτ Space Center της NASA, ε, κάθε 19 Οκτωβρίου γιόρταζε την ημέρα εκείνη του Γκόταρτ, την ημέρα του 1899, όταν δεκαετάχρονος τότε, σκαρφάλωσε πάνω σε μία κερασιά και πάνω στο δέντρο, Βίωσε μια παράξενη εμπειρία, χαμένη πλέον σαν ιστορία στο χρόνο σας τη διηγούμε. Είδε πάνω στην κερασιά, ο Γκόνταρτ, ένα αποκαλυπτικό όραμα, το οποίο τον ερέθησε να ασχοληθεί με την πυραυλική τεχνολογία και την εξερεύνηση του διαστήματος. Είδε σε όραμα ένα όχημα που μετέφερε ανθρώπους ανάμεσα στη γη και στον πλανήτη Άρη. 27 χρόνια, 28 αργότερα, ο Γκόνταρτ κατάφερε να εκτοξεύσει ένα πύραυλο από το χωράφι της θίας του. Και αυτό σαν ντόμινο τον οδήγησε τελικά και έγινε ο πατέρας της πυραυλικής τεχνολογίας. Εξού και το Γκόνταρτ Space Center της NASA. Ε, εντάξει, εξερευνούμε πούμε, τα ουράνια σώματα, έχουμε διάφορες γνώσεις πλέον πολλές για αυτά σε πολλά πράγματα γνωρίζουμε περισσότερα για τους άλλους πλανήτες από ό,τι ξέρουμε για τη γη ε, αλλά ε, το φεγγάρι των εσκιμών, θυμάμαι τώρα το τραγούδι των εσκιμών Ινουή ή ε, Ινουίτ το έχω μνημονέσει πολλές φορές μου το έχει εδώ η συγκυβερνήτριά μου ευχαριστώ στο, στην οθόνη του control panel μας γιατί ο Γνάρόκ δεν ήρθε χθε το βράδυ, Το φεγγάρι το ξέρει. Οι φώκε το ξέρουν, οι φόκε το ξέρουν και η αρκούδα η μεγάλη αρκούδα, η μεγάλη αρκούδα με τα μεγάλα δόντια. Γιατί ο Γναρόκ δεν ήρθε χθε το βράδυ, το νερό το ξέρει. Τα ψάρια το ξέρουν, τα ψάρια που λένε ιστορίες» ιστορίε που χάνονται. Τα ψάρια που λένε ιστορίε που χάνονται με την ουρά του. Το νερό το ξέρει αλλά δεν το λέει σε κανέναν. Γιατί ο Γκναρόκ δεν ήρθε χθες το βράδυ. Είναι τραγούδι των Εισκιμών Ινουίτ πολύ ωραίο. Οι ή Ινουίτ πίστευαν πως το φεγγάρι αγαπά όσου αυτοκτονούν και τους παίρνει μαζί τους. Όπου ζουν εκεί για πάντα κορυδεύοντας τους ανθρώπους. Ο ταξιδιώτη ή ο κυνηγό στις μεγάλε νύχτε με φεγγάρι, στην παγωμένοι έρημο, βλέπει ξαφνικά τον δίσκο τη Ελλάδα να πλησιάζει, ώσπου στέκει θεόρατο μπροστά του και τον τυφλώνει με τη λάμψη του. ίσω έχουμε εδώ μια UFO εμπειρία, δεν ξέρω, που φαίνεται μέσα από τι παραδόσει των Εσκιμών. Τότε, μέσα από τον δίσκο του φεγγαριού, εμφανίζεται ένα άντρα που αρπάζει τον ταξιδιώτη και τον ανεβάζει στο φεγγάρι από μία σκάλα. Αυτά διηγούνται οι Εσκιμώοι Ινοίτ βλέπω ότι στην κυβερνήτριά μου με κοιτάει με απορριμμένο βλέμμα τότε τον φιλοξενεί διστακτικά στην αρχή στο σπίτι του αν ο ταξιδιώτης δείξει πανικό ή φόβο ε, δεν τον παίρνει αλλά αν είναι λίγο φιλικός τον φιλοξενεί στο σπίτι του που δεν είναι άλλο από το σπίτι του πνεύματος του φεγγαριού εάν μείνει ψύχρεμος και φερθεί φιλικά στον άντρα αυτόν τον μυστηριώδη τότε αυτός δίνει στον ταξιδιώτη ένα δώρο Φιλοξενούμενο στο σπίτι, στο φεγγάρι, όταν φάει από το φαγητό του οικοδεσπότη, εμφανίζεται από το διπλανό δωμάτιο του παράξενο αυτού σπιτιού η γυναίκα του οικοδεσπότη, η οποία κρατάει ένα παράξενο μαχαίρι που λέγεται Ούλου. Αν ο ταξιδιώτη γελάσει με την εμφάνισή τη, δεν ξέρω γιατί, το μαχαίρι καρφώνεται στο στομάχι του και τα σωθικά του τρέφουν από τότε του χαμένου νεκρού που κατοικούν στην έρημο, στο φεγγάρι, έξω από το παράξενο σπίτι. Όλα αυτά είναι μέρος της αρχαία πεποίθησης ότι η σελήνη ήταν η κατοικία των νεκρών και ότι οι ψυχές έμεναν εκεί μέχρι την αναγέννησή του, α το πούμε έτσι. Η θεότητα του φεγγαριού είναι κοινή μεταξύ όλων των εισκυμών, που είναι πολλές ευφυλές. Ένα ακόμη κοινό στοιχείο είναι ότι οι λατρίες τους γενικά χαρακτηρίζονται βέβαια από τον ανθρωπομορφισμό Μεταξύ των Εσκημών που βρίσκονται στην Αλλάσκα σήμερα, το φεγγάρι είναι κυρίαρχο όλων και η μοναδική εξουσιαστική θεότητα. Αν και έχει και μια αδελφή το φεγγάρι που είναι χαμηλότερου κύρου. Οι δύο αυτέ ανθρωπόμορφε θεότητε, οι οποίε μπορούν να εμφανιστούν ανάμεσά μα και να μην καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι άνθρωποι, αυτέ οι δύο θεότητε εκδιώχθηκαν από την θεϊκή κοινότητά του επειδή διέπραξαν την χειρότερη εγκληματική πράξη, την αιμομηξία. Αυτός θεληματικά, εκείνη όχι, γιατί όταν αναγνωρίζει ποιος είναι ο νυκτερινός της επισκέπτης ε, κόβει τα στήθη της και τα πετά πάνω του. Φάει του λέει αυτά αφού με αγαπά τόσο. Οι δυο τους παίρνουν αμέσως φωτιά και οι δυο φλόγες τους εκτοξεύονται στον ουρανό η μία στο φεγγάρι και η άλλη στον ήλιο. Ε, ο άνθρωπος στο φεγγάρι είναι κυρίαρχος όλων των φαινομένων της υποσελλήνιας φύσης. Είναι ο παρατηρητής των ανθρώπων, the man on the moon οι κακές τους πράξεις των ανθρώπων ανεβαίνουν σ' αυτόν ως καπνός που μυρίζει έντονα και αυτό του ερεθίζει τα μάτια και τον κάνει να θυμώνει, λένε οι Εσκιμόοι. Κατέχει όλα τα μυστικά της γονιμότητας, μπορεί να θεραπεύσει τη στηρότητα με το να παίρνει τις τύριες γυναίκες στο σπίτι του, στο φεγγάρι και όταν να τις επιστρέφει πίσω είναι πλέον γόνιμες. Μιλάμε δηλαδή, για απαγωγές δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε... Ε, ότι ενθαρρύνει το θάνατο, γιατί η παραμονή των νεκρών στη χώρα τη ημέρα, όπω λέγεται το φεγγάρι, είναι ευχάριστη και επιθυμητή από όλου του ζωντανού κατά του Εσκημώου. Ο Θεό στο φεγγάρι είναι προστάτη των αδικημένων και έτσι πολλέ φορέ απαγάγει αδύναμου ανθρώπου και παιδιά για να του πρικίσει με δυνάμει και θάρρο. Όταν το φεγγάρι εξαφανίζεται από τον ουρανό, λένε πω έχει πάει να μεταφέρει τι ψυχέ των νεκρών πίσω στη γη, σαν να είναι δηλαδή ένα σκάφο ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν μια καινούργια ζωή. Συχνά μάλιστα πιστεύουν ότι μπορεί να επιστρέφουν με τη μορφή ζώων. Ο μοναχικός ταξιδιώτης που βρίσκει τον εαυτό του να κοιτά επίμονα το φεγγάρι ξαφνικά θα καταλάβει κατά τους εσκιμώους ότι αυτό αρχίζει να τον πλησιάζει σιγά σιγά. Μέσα σε μια στιγμή μόνο εμφανίζεται ξαφνικά ένα άντρα πάνω σε ένα έλκυθρο. Το έλκυθρο το τραβούν τέσσερα μαυροκέφαλα σκυλ και θα κουβαλήσουν οποιονδήποτε συναντήσουν με τη θέλησή του και χωρίς αυτήν πίσω στο φεγγάρι από όπου προέρχονται. Εκεί ο επισκέπτης θα περάσει μέσα στο διπλό σπίτι του θεού, φεγγαριού και της θεάς του ήλιου, γιατί ζουν μαζί σε παράλληλου χώρους, έχουν κάποιες περί, περίτεχνες πεπιθήσεις ή εσκυμό για αυτό. Μια μεγάλη φωτεινότητα βγαίνει από το σπίτι της θεάς του ήλιου, και πίσω και πέρα από το σπίτι των θεών απλώνεται το χωριό που κατοικείται από όλους τους νεκρούς, όπου αυτοί έχουν διάφορες δραστηριότητες εκεί, και καθημερινές. Όμως πάντα έρχονται για να καλωσορίσουν τους ζωντανού επισκέπτες το φεγγάρι. Το σπίτι του φεγγαριού προσφέρει τρόφιμα, ε, αλλά αν ο επισκέπτη φάει από αυτά τα τρόφιμα, μπορεί να λυσμονήσει όλα όσα έχει αφήσει πίσω του στη γη και να μείνει για πάντα εκεί. Παράξενοι άνθρωποι από το φεγγάρι, σύμφωνα με του Εσκημώου, κυκλοφορούν ανάμεσα στου ανθρώπου, μεταμφιεσμένοι. Και οι Εσκημόοι Ινουίτ του αποκαλούν ελανγκίκ. Προσέχετε λοιπόν, μήπω ανάμεσά σα εμφανιστεί ή κυκλοφορεί κάποιο Ελανγκίκ, άνθρωπο του φεγγαριού, σύμφωνα με του Εσκημώου Ινουίτ. Αυτό μου θυμίζει διάφορου παράξενου ανθρώπου που έχουν εμφανιστεί κατά καιρού αγνώστους, οι οποίοι δεν, είναι, δεν φαίνεται να είναι ακριβώς άνθρωποι αλλά ένα είδος υπερανθρώπου, ένα είδος κρυφών ανθρώπων που εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους χαρακτηριστικά θυμάμαι όλες αυτές τις ιστορίες των παράξενων ξένων που συναντούν για παράδειγμα σε πολλές ιστορίες χαμένε στον χρόνο οι αλχημιστές, Διάφοροι αλχημιστές έχουν την ίδια ε, εμπειρία ε, όπω επίση ε, κάτι ανάλογο, μια και αναφερόμουν νωρίτερα και στον Έντουαρντ Μπάλουερ Λίτων, τον Λόρδο Λίτων, που είχε γράψει το, όπως είπαμε, το The Coming Grace, την υπερχόμενη φιλή με του Βρύλ κλπ. Σε ένα καταπληκτικό βιβλίο, του, που προφανώ είναι το καλύτερο, του κατά την άποψή μου, στο Ζανώνι, διηγείται ακριβώ αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ε, παρόλο που έχει φτάσει μέχρι τι σελίδε του, φανταστι... του μυστικιστικού φανταστικού, όπω το Ζανώνι του Λίτων. Έχουμε πολλές ιστορίες χαμένες στον χρόνο για αλχημιστές που συναντούν αυτούς τους παράξενους ξένους. Για παράδειγμα, μια ιστορία χαμένη στον χρόνο εκεί γύρω στα Χριστούγεννα του 1666. Ένας απρόσκλητος ξένος επισκέφτηκε, σύμφωνα με τις ιστορίες αυτές τις χαμένες στον χρόνο, τον Γιόχαν Φρίντριχ Σβάιτσερ, έναν φυσιοδίφη θα λέγαμε και γιατρό του πρίγκιπα της Οράνγκης. Όπως διηγείται ο ίδιος, ήταν μια, μου δείχνει εδώ η συγκυβερνήτριά μου τις σημειώσει μου για, το, για τη συνάντησή τους, ήταν μια σκληρή θυσιογνωμία με μακρύ πρόσωπο, μαύρα μακριά μαλλιά, χωρίς γένια, περίπου 40 ή 45 ετών και όπως μάντεψα, όντως είχε γεννηθεί στη Βόρειο Ολλανδία. Ε, Ολλανδός και ο Σβάιτσερ, βέβαια. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Σβάιτσερς, συγγραφέα δύο Ανεκτήμητων βιβλίων που ασχολούνται με βοτανολογικά και με ιατρικά θέματα. Πρωτοπόρο ήταν αυτό ο Johann Friedrich Schweitzer, του 15ου αιώνα. Ε, ήταν ένα πολύ προσεκτικό και αντικειμενικό παρατηρητή. Ήταν Sherlock Holmes εποχή, α πούμε. Ήταν πολύ παρατηρητικό, γνωστό γι' αυτό. Έπειτα από ένα τυπικό διάλογο με αυτόν τον ξένο, ο ξένο που εμφανίστηκε απότομα, δηλαδή στον Schweitzer, ο ξένο ρώτησε τον Schweitzer αν θα αναγνώριζε τη φιλοσοφική λίθο όταν την έβλεπε η ερώτηση ήταν απροσδόκητη βέβαια όσο και εκπληκτική για τον Σβάιτσα η φιλοσοφική λίθο ήταν το όνειρο και ο σκοπός όλων των αλχημιστών. η θρηλυκή αυτή ουσία που μπορούσε να μεταστοιχιώσει όλα τα μέταλα σε χρυσάφι, ή να θεραπεύσει θα το λέγαμε ως πανάκια όλες τις αρρώστιες και βέβαια να παρέχει συνεχή αναζωογόνηση και μακροζωία του έκανε λοιπόν αυτή την ερώτηση αν θα αναγνώριζε τη φιλοσοφική λίθο όταν την έβλεπε ο ξένος τον Σβάιτσερ ο ξένος έβγαλα την τσέπη του ένα μικρό κουτάκι από ελεφαντόδοντο το άνοιξε και εμφάνισε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του Σβάιτσερ του συνομιλητή του όπως διηγείται ο ίδιος τρεις μικρούς σβόλους στο μέγεθο καριδιού. που ήταν διαφανείς και έλαμπαν με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου. ε Αυτά, είπε ο ξένος, είναι φτιαγμένα από την ουσία που τόσοι άνθρωποι έχουν αναζητήσει τόσο πολύ. Δηγείται ο Σβάιτσερ. Ο Σβάιτσερ πήρε στα χέρια του ένα κομμάτι και ικέτευσε τον ξένο να του το δώσει. Αλλά ο ξένος αρνήθηκε να του δώσει έστω και ένα κομματάκι αν δεν τον έκρινε πρώτα άξιο για κάτι τέτοιο. Αλλά ο Σβάιτσερ κατάφερε κρυφά να αφαιρέσει με τον ήχη του μια φλούδα από ένα από τα κομμάτια. Τελικά ο ξένος φεύγει, αλλά υπόσχεται να επιστρέψει σε, ας πούμε, μια εβδομάδα, για να κρίνει αν ο Σβάιτσερ θα είναι άξιος για να το αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό. Η ιστορία συνεχίζεται με τον Σβάιτσερ να πέφτει με τα μούτρα στα πειράματα, με το κλεμμένο κομματάκι, τη φλούδα, νύχτα και μέρα, φυσικά μην πιστεύοντα ότι ο ξένος θα ξαναγυρίσει. Τέλο πάντων σε όλα τα πειράματά του. Στο τέλος όμως ο Ξένος τελικά επιστρέφει και τελικά αναγκάζει τον Σβάιτσα να παραδεχθεί ότι είχε κλέψει το κομματάκι αλλά και να του περιγράψει βήμα προς βήμα τις διαδικασίες των αποτυχημένων πειραμάτων του με αυτό. Ο ξένο του λέει quote «Με όλα αυτά τώρα ίσως κατανοήσεις πως ο άνθρωπος... ακόμη κι αν βρεθεί μπροστά στην πιο απόκριφη... και πιο σημαντική αλήθεια του κόσμου... του είναι αδύνατο να την αξιοποιήσει... αν δεν έχει κατακτήσει τις προδιαγραφές... που χρειάζονται για κάτι τέτοιο». Unquote. Και το αποκαλύπτει... σε ποια σημεία ας πούμε της διαδικασίας... σε ποιες δηλαδή... έκανε λάθος δίνοντάς του τελικά τις πληροφορίες που του έλειπαν για να παρασκευάσει τη φιλοσοφική λίθο. Ο ξένος είναι αθάνατος, είναι πάνσοφος και ανήκει σε μια αλυσίδα ανθρώπων που γνωρίζουν το μυστικό και είναι αθάνατοι και πάνσοφοι, που, που κατέχουν τα φιλοσοφική λίθο, στην οποία αλυσίδα ανθρώπων τελικά συμμετέχει και ω Βάιτσερ, με μόνη προϋπόθεση, να ανακαλύψει έναν ακόμη άξιο άνθρωπο για να του μεταδώσει το μυστικό όπως κάνουν και όλοι οι άλλοι λοιπόν αυτή είναι η ιστορία χαμένη στον χρόνο που ανακάλυψα η οποία φέρεται ω η πρωταρχική αυτή της παράδοξης μυθολογίας με τον ξένο που εμφανίζεται από το πουθενά στον άνθρωπο γνώστη για να το αποκαλύψει μεγάλα μυστικά γιατί αργότερα αυτή η ιστορία εμφανίζεται σε χίλιες παραλλαγές με χίλιους διαφορετικούς πρωταγωνιστές συνήθως ε, θρηλυκούς αλχημιστές, μάγους, σοφούς, φιλοσόφους και λοιπά, και πυροδοτεί όλη τη γνωστή, για αυτού που την ψάχνουν, τη γνωστή μυθολογία στους αναγνώστε του αποκριφισμού. Έτσι άλλωστε μάλλον εμφανίζεται για πρώτη φορά και η ιδέα της ομάδας ή της αδελφότητας που από κάποιους έχει ονομαστεί αόρατο κολέγιο, το οποίο έχει πολλές πάντων, πάντα ένας ξένος που εμφανίζεται από το πουθενά και αποκαλύπτει τον υποψήφιο για την μύση ένα τρομερό μυστικό και τον μυεί σε μια μυστική οργάνωση πέρα από το χώρο και το χρόνο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά, σας φέρνω στο μυαλό το εσείς που τα κατέχετε αυτά, το Νόβα Ατλάντις, του Francis Bacon και άλλα. Ε, το Ζανόνι βέβαια, του Μπαλγουρ Λίγο αργότερα, η γνώση αυτών των μυστικών αποδίδεται ή τέλο πάντων αυτό υποστηρίζουν στην εξίσου αυτήν την ανοιχτή αδελφότητα των λεγόμενων Ροδόσταυρων. Που ε, είναι, α πούμε, η τελο παντων αυτο υποστηριζουν στην εξισου αυτην την ανοιχτη αδελφοτητα των λεγομενων ροδοσταυρων που ειναι ας πουμε η ομαδα ε του Μεσαίωνα. Α και ε, Που κατέχουν τα μυστικά, αυτοί οι αδελφοί του Ρόδου και του Σταυρού, που παραμένουν άγνωστοι, αθάνατοι, αόρατοι, που ζουν ανάμεσά μας αλλά δεν του γνωρίζουμε. Έτσι, η ιστορία. Αυτή η χαμένη στον χρόνο είναι ένα επαναλαμβανόμενο στερεότυπο, ένα pattern. Ο άνθρωπος της γνώσης που ερευνά, με απελπισία, ο ξένος που τελικά εμφανίζεται, τα λάθη που γίνονται, το τρομερό μυστικό, το μυητικό ταξίδι, η συμμετοχή σε μια υπεράνθρωπη αδελφότητα ή διδασκαλία στους επόμενους. Ε, μάλιστα, κάποια στιγμή, καθώ η ιστορία αυτή χαμένη στον χρόνο εξελίσσεται παρόλα αυτά μυστικά, ο αθάνατο αυτό ξένος αποκτά σε κάποια φάση και ένα συγκεκριμένο όνομα που τον ακολουθεί σε πολλέ παραλλαγέ τη ιστορία. Ο Κόμις του Σένζερ Μεν. Ένα είδο αθάνατου τύπου, ε, κάτι σαν την ταινία Highlander, φανταστείτε, του 17ου αιώνα, του ηλικία εκατοντάδων ετών, που γνωρίζει τα μυστικά τη αλχημία, δηλαδή τη φιλοσοφική λίθο και τη μεταστοιχίωση των ε, κατώτερων μετάλλων σε ευγενή μέταλλα, σε χρυσό, το λικσίριο της ζωής που τον καθιστά θάνατο και αιώνια νέο, την πανάκια των ασθενειών, τη σοφία των αρχαίων, ακόμη και γνώσει τεχνολογίας άγνωστες. Ο, ο κόμις τους Σενζερμέν για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου, μάλλον είναι η πιο και θρηλική φιγούρα στα παρασκήνια αμέτρητων τέτοιων ιστοριών. Είναι δανδή, αριστοκράτη, όμορφο, πάμπλωτο. Αθάνατο, θαυματοποιό, προφίτη, ξυφωμάχο, αλχημιστή, σοφό, ταξιδιυτή, ρομαντικός, χιουμορίστα, απόμακρος, ενηγματικό μυστηριώδης. Μια θολή σκιά που έρχεται από το που και πάντα εξαφανίζεται μυστηδο, ικανό να παρουσιάζεται σε πολλά μέρη ταυτόχρονα με την πολυστασία, αλλά και να πυροδοτεί θύλου στο πέρασμά του αυτός ο, ο, ο μυστηριώδης ξένος ο οποίος έχει εκπέμψει επίσης πολλές ιστορίες χαμένες το χρόνο σαν αυτές που διηγούμαστε σήμερα από το μυστικό διαστημικό σταθμό στις συχνότητές μας που φτάνουν μέχρι σε σας για λογαριασμό του Radio Nowhere και του Αόρα του Κολεγίου είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου, που είναι υπεύθυνη για τις μουσικές που εκπέμπουμε σήμερα, είναι δικέ τη μουσικέ μουσικές επιλογές και ο χειρισμός τους, και ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. από τον ακούτε όντως, ακούει κάνει εκεί έξω. must be some kind of way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. But a joke Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Σήμερα τη νύχτα περιγηθήκαμε σε ιστορίες χαμένες το χρόνο. Εδώ μαζί με τους συνταξιδιώτες μας από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό εκεί κάτω στη γη σε όλους εσάς διηγηθήκαμε κάποιες ιστορίες χαμένες το χρόνο μπερδεμένε τη μία μέσα στην άλλη ε, αποσπασματικά σε αυτό το εξίσου αποσπασματικό και συνθετικό αφιέρωμά μας σήμερα τη νύχτα στο πως υπάρχουν τόσες μα αμέτρητες ιστορίες χαμένες στο χρόνο. Και έτσι και εμείς είπαμε την δική μας σύνθεση ιστοριών σήμερα και την πετάμε εκεί έξω στις συχνότητε. Οι συχνότητες δεν σταματούν ποτέ, συνεχίζουν να εκπέμπονται ατέρμονα και χάνονται στο διάστημα, όπως ίσως ξέρετε, σαν ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι, φανταστείτε, που το πετάμε στην απέραντη θάλασσα. Το να, τώρα μια και τόπα το να βάλουν ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι, μέσα τζινεμπότλε, και να το ρίξουν στη θάλασσα, ήταν κάποτε το τελευταίο απελπισμένο μέσο επικοινωνίας, προφανώς των ναυαγών, όπως ξέρουμε από τις ιστορίες τους. Κανονικά η πιθανότητα να το βρει και να το διαβάσει κάποιος, το μήνυμα μέσα στο μπουκάλι, από τον ωκεανό, ή από το πέλαγος, ήταν ελάχιστες βέβαια, απειριολάχιστες, δεδομένες και τη απεραντοσύνης των θαλασσών. Παρόλα αυτά, παραδόξως, πολλά, πολλά είναι τα μηνύματα που διέσχισαν ακόμη και τους ωκεανούς και έζωσαν τη ζωή ανθρώπων. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κάποιο είδου θεϊκής παρέμβασης προφανώς. Με αυτές τις σκέψεις, με σκέψαν και αυτές μάλλον, ένα γνωστός πλέον από την ιστορία του έφηβος Αμερικανός, ο Μάικλ Λέστερ, έβαλε ένα μήνυμα, πειραματίστηκε ο άνθρωπος, ακούγοντα όλες αυτές τις ιστορίες για τα μηνύματα μέσα σε μπουκάλια στη θάλασσα, έβαλε ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι, το σφράγισε με λιωμένο πλαστικό και το πέταξε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της παραλίας της Μασαχουσέτη το Cape Cod Και το έκανε μάλιστα μια ημέρα με καταιγίδα μεγάλη. Λοιπόν, σε λιγότερο από έναν χρόνο, νομίζω δέκα μήνες, έλαβε ξαφνικά ένα γράμμα που απαντούσε στο μήνυμά του. Δεν περίμενε φυσικά ότι αυτό θα έφτανε στην ακτή του νησιού Αχυλέα στο Ακυλ Island, στη δυτική Ιρλανδία. Σε μια απόσταση δηλαδή, τρισήμισι χιλιάδων μιλίων μακριά, όπου το βρήκε εκεί ο Ρίτσαρτ Μπάρετ και του απάντησε με επιστολή γιατί και τη διεύθυνσή του μέσα στο ε, μήνυμα, στο μπουκάλι. Ο δεκατατράχνος λοιπόν νεαρός περιγράφει τον ενθουσιασμό του, έχουμε εδώ μπροστά μας τώρα την εφημερίδα της, ε, της περίπτωσης αυτής, περιγράφει τον ενθουσιασμό του όταν ανέλαβε την αναπάντεχη απάντηση, λέει ο ίδιος. «Όταν άνοιξα το φάκελο, ο πατέρας μου νόμισε ότι τρελάθηκα». Ήμασταν στο δρόμο, μέσα στο αυτοκίνητό μας, μα τον υποχρέωσε να σταματήσει, άνοιξα την πόρτα, βγήκα έξω και άρχισα να χοροπηδάω φωνάζοντας. Λοιπόν, αφού το περιστατικό από αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας έγινε πολύ γνωστό, πάρα πολύ γνωστό, και υπήρξανε χιλιάδες άνθρωποι που εμπνεύστηκαν από το περιστατικό αυτό και έκαναν ακριβώς το ίδιο. Έλαβαν κι αυτοί, επίσης, οι περισσότεροι μάλιστα από αυτού απαντήσεις από το μήνυμα που έστειλαν στο άγνωστο μέσα σε ένα μπουκάλι μην το ξεχνάτε αυτό ταξιδιώτες μας ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι αργά ή γρήγορα θα απαντηθεί αρκεί να μην υπάρχει απελπισία αυτό το SOS που εκπέμπουμε εκεί έξω το που σημαίνει στον κώδικα Morse ε, επιπλέον κωδικοποιημένα είναι και αρχικά το SOS σημαίνει Save Our Souls σώστε τις ψυχές μας και μπορεί να απαντηθεί το μήνυμά μας αυτό. Και έτσι και εμείς στέλνουμε εκεί έξω στο απέραντο διάστημα και στον απέραντο χωρόχρονο της Γης την εκπομπή μας αυτή με τις ιστορίες χαμένες στο χρόνο, μέσα στο μπουκάλι των συχνοτήτων τις οποίες ακούσατε σήμερα τη νύχτα από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και εμείς εδώ από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό σας αποχαιρετούμε προς το παρόν νύχτα σας Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong se Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Sillä Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong Hong και η Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου ολιβέχνα, se Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου ολιβέχνα, ja Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου ολιβέχνα, η Εύανσου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 umpa repeter lari yang yang pasti dibudududuladup δεν θα μιλήσω γιατί δεν θα μιλήσω γιατί δεν θα μιλήσω γιατί δεν θα μιλήσω ja δεν θα nykyteet! Minä Μουρήλα σαν να ήωτα, τουκέ, ουσία, ρουπέ, κινδύνου, πε luusia του κορίων, ουσία, μετρήτα, μορίου, μακόμμα. Σα τα πόλκα, έλλει, τα τα Hiljalleen, sen Tum, minä sanoin, jota purra pitää, ei mua Suot mä näin ite mä kalendesta, itte minä en luovu Sillä ei sitä poikaa kainousaittaa sillä kota siivä, josta laitaan säli yli, hippu,